Μια μισή ώρα θα είναι σήμερα το meeting, παιδιά. No. Και η μισή ώρα θα είναι Q&A. Λοιπόν, να μην μακρυγορούμε, Καλησπέρα, παιδιά. Ε, με λένε κλειάρχο. Θα συντονίζω απόψε το, το, το, το meeting, γιατί ο Κώστας δεν, δεν μπορεί, θα, θα φύγει σε λίγο. Ε, έχετε όλοι τα θέματα στο στο Type With Me, έτσι. Ε, έχετε κάποια πορεία πριν ε, αρχίσουμε. Το so Type With Me, yeah. Το έπιφημα είναι αυτό ο σερβερ που έχει το, ξέρεις, μωρέ, τα σημειωματάρια, τα online. Λοιπόν, ε, ε, έχουμε κάποιο θελοντή που θα μπορεί να, να κρατάει σημειώσει. Έχω μία ερώτηση. Πες. Θα μπορούσα να προσταθεί σαν topic απόψε ε, το να ορίσουμε πέρα από κόρδο από ό,τι βλέπω και ομιλητέ για τις παρουσιάσεις, διότι εάν το κάνουμε τελευταία στιγμή, πιθανότητα οι ομιλητέ να μην έχουν τον ανάλογο χρόνο να προετοιμαστούν. Αυτό εννοεί για τις 5 Δεκεμβρίου. Ναι. Ωραία, κάποιος το γράφει τώρα, τέλεια. Ωραία, Άλεξ, μπορείς να, να συνεχίσεις να γράφεις ή ε, ε, κάποιος άλλο ρε παιδιά, κάποιος που, που, που να μπορεί να ανταγρατάς ε, παιδιά, εγώ είμαι μερικώς απασχολημένος, οπότε θα, θα παρακολουθώ και θα γράφω όπου, όπου ακούω. Απλά να έχουμε κι άλλα δύο παιδιά για να είμαι σίγουρο. Καλημέρα σα. Πάνε είμαι καλημένος. Ναι, μιλάω για, την, για τον Απόλλο και εάν ε, επιθυμεί κάποιος να... Ρε παιδί μου, αν το general consensus ό, όλοι μας, ρε παιδί μου, ε, Νιώθουμε ότι πρέπει να αλλάξει, αν ο απόλο θέλει να, να, να, να μείνει στη θέση και αν όχι ε, να ξεκινήσουν διαδικασίες για καινούργια. Εκτιμώ ότι το, το αν θέλει δεν θέλει ο είναι ηρελεύθερο, τελείως όμως, με την εκλογική ασία. Το μόνο που, το μόνο που μπορεί να είναι ηρελεύθερο είναι να επανεκλεγεί και να αρνηθεί ε, την, την επανεκλογή του. Α, εννοείς ότι... Ναι αλλά... Ναι, αλλά να... ναι, αλλά είναι χάσιμο χρόνο, παιδιά. Πρώτα ρωτάς κάποιον, αν θέλει, προτουμπούμε σε όλη τη διαδικασία να ψηφίσουμε, να κάνουμε, να συμφωνήσουμε και αφού φάμε, δεν ξέρω πόση ώρα να του πούμε, τώρα θέλεις και να πει όχι, είναι λίγο ανορθόδοξο. Συμφωνώ. Ωκ, okay, σωστό. Ναι. Λοιπόν, αρχίσουμε με μια μικρή ε, σύσταση ε, του, του καθε μας, από κάτω προς, προς τα πάνω, πολύ λίγα λόγια. Και... και συνεχίζουμε στο πρώτο θέμα. Βαγγέλη, έχεις το λόγο. Άλλη σύσταση. Κάνε εβδομάδα, το κάνουμε. <Ρλαλισμένως> εντάξει. Άμα θέλετε να του... Ε, δέχω... το θέμα, μετά. Θα σου κάνει διακοπέ. Ο Βαγγέλης. Κάνω διακοπέ ακόμα, παιδιά. Ναι. Ναι, τα σου φτάνει. Άντε, γύρνας στη δουλειά. Εκεί κεφάλαιο μέσα. Μα έμβρισπη. Πει... Λοιπόν και ε, okay, τότε, ξεπερνάμε το, το προ, προσπερνάμε τη σύσταση, αυτό δεν θέλουμε. Και πάμε στη, στη, στα Chapter Reports, πρόοδος στον ομάδο. Λοιπόν, Αθήνα, ποιος θέλει να κάνει... Ε, λοιπόν, ε, όσα βγω την Αθήνα, την, την, πα, την παρουσίαση του έργου Who Knows, έχουμε πάρει εδώ και ο, φώτης. ο φώτης έχει πάνω κάτω ε, οριοθετήσει το υλικό για το πρώτο κομμάτι που έχει να κάνει με το χρωματοπιστωτικό σύστημα. Έχει κάνει κάποια δουλειά το Value System. Εγώ έχω μαζέψει λίγο περισσότερο υλικό για τα κομμάτια μου, αλλά θα πρέπει να το κάνω λίγο πιο δομημένο, από οι slides, και θα πήγει το κάθε slide. Ε, αυτό που θέλω να ρωτήσω τον Γκάρολο είναι αν του στείλουμε links με βίντεο και το πούμε συγκεκριμένα timings θα μπορέσει να τα κατεβάσει, να μας τα κόψει και να χρειάστηκε να το βάλουμε στο Deutschland για μετάφραση. Εγρατάτε τι βίντεο θα είναι και πόσα μου στείλετε. Γιατί ο χρόνος μου είναι περιορισμένο. περιορισμένος. Έτσι, αν μου στείλετε 50 βίντεο, όχι, δεν μπορώ. Από ε, όσο το βλέπω είναι δύο maximum. Ναι, αν μιλάμε για δύο maximum, δεν υπάρχει πρόβλημα. Καλώ. Κώστα, να Τι ε, Υπάρχει ένα βίντεο που θέλει να βάλει φώτης από το Story of Staff ε, και θέλει να βάλει και ένα το Overdose, αλλά το Overdose είναι και μετάφραση. Αλλά ε, το Story of Staff το βίντεο δεν έχει τόσο καλή ποιότητα και θα πρέπει να δούμε, μπορούμε να δούμε με υλικούς spotless που να είναι σε καλύτερη ποιότητα. Εγώ ε, ο... <σφι> πρόσωπη... Πώς... Αυτό αυτό για σένα, για, για δε το, δεν το θυμάμαι τι είπε. Για το δικό μου κομμάτι ε, δεν σκοπεύω να βάλω κάποιο βίντεο, δηλαδή προτιμώ να, προτιμώνω να ε, εξοικονομήσουμε χρόνο, να δώσουμε κάποιο υλικό από βίντεο και απλά να φτιάξω ένα λίγο slides με ανάλογο κείμενο ή bullet points ή screen shots. Ναι, αλλά τι θέμα έχει. Το δικό μου κομμάτι σημαίνει, έχει να κάνει με ριζικές αιτήσει των προβλημάτων και ανθρώπινη συμπεριφορά. Το, το folder είναι το χρηματοποστατικό σύστημα και το ε, για αστρεπλέμη ένας συστηματισμός αξιών σωστικά, από εδώ, Δεν ξέρω αν... με αναφέρω και για τις ομάδες ή να το κάνουμε μετά το... SPARTA report. Άμα είναι για το... event, με το κάνουμε και μετά. Έχει να κάνουμε μεταφραστική και δεν Το κάνουμε μετά. Α, ναι ναι ναι, είναι τα... Το, οι national teams αυτές, κάτσε. Ναι το κάνω μετά. Ναι. Ε, να... πάνω σε αυτό... Αν yeah. και ίσω μπορούμε να το αναφέρουμε τα οκ, okay, δεν δε δε δε δε δε δε πειράζει πάμε. Εγώ στη Θεσσαλονίκη. Βεβαίω. παρακαλώ. Λοιπόν, παιδιά, εγώ έχω ετοιμάσει ένα κείμενο. Ε, θέλω λίγο χρόνο ακόμα τελικά για το PowerPoint. Ε, είχα υπερεκτιμήσει τον εαυτό μου, αλλά λογικά αύριο θα είναι έτοιμο. Μπορεί και σήμερα τη νύχτα. Μ' ακούτε. Ναι. Το... Ναι, ναι. Είναι, είναι, είναι μέσα στα chapter reports της ναι, ναι για το υλικό, δεν λέμε. Για την εκδήλωση. <ση> όχι, όχι, όχι, όχι ακόμα. Είμαστε στις γενικές, στα γενικά chapter reports. Δηλαδή, οπότε τώρα ο, ο, τώρα κάθε quarter, επειδή μου λέει γενικά το chapter του. Τι κάνει εκτός του event, γιατί το event είναι το επόμενο θέμα. Sorry, sorry, πιέρα. Δεν είναι εδώ ο Θα ήθελα λίγο να μιλήσω εκ μέρους της Θα γίνει το event. Ε, έχω καταληξεί στο θέμα του υλικού, Alex. ο ε, Alex. Ναι, ναι, τι. Παιδιά, ε, κοιτάξτε λίγο το type with me, είμαστε στις γενικές, στα γενικά chapter reports και τώρα είναι να πει η Θεσσαλονίκη. Γενικά chapter reports, δεν, δεν μιλάμε ακόμα για το event. Okay, sorry, sorry. okay. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Oh. Οπότε μιλάει ο, η court του Θεσσαλονίκη τώρα. Ε, η ομάδα Θεσσαλονίκη έκανε συνάντηση την Παρασκευή και αποφασίστηκε τελικά η κόρδο. Δεν είμαι μόνο εγώ, είναι και ο Θανάτη από κάτω, ο οποίο από βλέπω δεν μπορεί να μιλήσει, οπότε θα τα πω εγώ. Ε, γενικά εκτό του event που θα πούμε μετά, έχουμε πει ας πούμε, να κάνουμε ένα βίντεο το οποίο έχει κανονιστεί να γυρίσει την Τετάρτη αυτή που μα έρχεται στι 24 του μηνό. Ε, για πρόκτιση ας πούμε του κινήματο γενικότερα, όχι για το event. Ε, μετά θέλω να πω ότι εντάξει, κατανοίμαμε, κατανοίμαμε λίγο ρόβλους γενικότερα σε διάφορα μέρη και ουσιαστικά αυτό. Να συμπληρώσω λοιπόν ότι υπάρχει μία ε, ανανέωση, ένα ξαναζωντάνευμα του Φόρουμ και οι συζητήσεις μεταφέρονται στο Φόρουμ σιγά σιγά από το group και σιγά σιγά ετοιμάζεται και η νέα σελίδα του, του, του τμήματο. Ε, μπορείτε να δώσετε λόγω και το link για το forum. Το link για το... Α, okay. Για το φόρουμ; ε, Εννοείς το, το, παν, το Πανελλήνιο, έτσι. Όχι, το δικό μας εννοείς Δεν δε γνωρίζω γιατί οι forums υπάρχουν και αυτά. Ότι είναι, αν θέλετε, να μου τα δώσετε. Νομίζω ότι υπάρχει ένα φόρουμ, αλλά αυτοί που έχουν περισσότερα... Υπάρχει ένα πανελλήνιο και μετά κάθε chapter, κάθε υποchapter, έχει τα, τα, δι, τα δικά του. Ε, σου δίνω το link του πανελλήνιου site, όπου μέσα έχει και το, τα online forums. Μισό λεπτό. Οκ. Okay. WWW -ZMGR. Α, αυτό τα έχει. Οκ. Okay, okay. Έχω χαθεί λίγο. Πήρα χθε όλα τα link μαζε μένα και χθες, έχω χαθεί λίγο. Ναι, ε, κατανοητό, κατανοητό. Από πού είσαι, ε, πού κατοικείς. Χειωμένο, αλλά έρχομαι πολύ συχνά, Αθήνα, γιατί κάνω μία σχολεία εκεί. Ε, εντάξει, ωραία. Οπότε, νομίζω, παιδιά, στο, γλόμπα, στο γενικό, άμα είναι η Κορίνα, εντάξει. Επίση, επίσης, άμα θέλεις να κοιτάξει και τα άλλα φόρουμ, το, τα παιδιά μπορούν να, να σου δώσουν τα links για τα κατατόπους τσάρτες. Οκ, okay. ναι. Ωραία. Αν τελείωσε η Θεσσαλονίκη, πάμε με Αλεξανδρούπολη. Ναι, ναι, εγώ, μετά για τα event θέλουμε να πούμε, οπότε, εντάξει. Α, Αλέξανδρε. Ναι, ναι. Ναι. Ποιος με χώναξε. Εσ, ε, ο ο Μουαντίμ, να σου πω, ε, θέλεις να πεις για την Αλεξανδρούπολη ένα γενικό report. Λοιπόν, ένα γενικό report. Χθε έγινε μία φυσική συνάντηση. Ήμασταν συνολικά, α, ένας δύο, πέντε, πέντε μέλη. Που ουσιαστικά είναι μέλη του κοινήματο στην Αλεξάνδρου και δύο που απλά παρακολουθούσαν και δεν θέλουν ας πούμε, να, μπούμε, να είναι ακόμα μέλη του κοινήματο, απλά είναι ενδιαφερόμενοι, ας πούμε. Ε, συζητήθηκαν ε, το πώ θα σε κόμμα και θα διαχωριστεί η παρουσίαση, και θέλουν ομιλητέ. Ε, και βέβαια, ουσιαστικά αυτό που περιμένουμε είναι να, να σιγουρευτεί η ημερομηνία έτσι ώστε να ξέρω πότε ακριβώ πρέπει να κάνω τη μετάθεση του event. Δηλαδή αν θα, θα παραμείνει 5 Δεκέμβρη ή θα πάει 12, οπότε πρέπει να πάω να τα αλλάξω, αυτό που έχω κλείσει, ε, το αμφιθέατρο. Το um, where are we going, το where are we now, όπως ελέγεις θα κάνουμε εμεί δεν έχει υποδοσία, σε μικρό πράγματα. Ε, τα περιμένουμε από τα άλλα δύο υποτσάπτες, Αθήνη Θεσσαλονίκη. Ε, με όποια βοήθεια μπορούμε να δώσουμε και εμεί για το θέμα. Ε, τι άλλο. Αφήσει μπλουζ και τα λοιπά. Ακόμα πάλι ακόμα, δεν έχει ξεκαθαριστεί. Κλπίζω να ξεκαθαριστεί σήμερα εδώ πέρα. Ε, τόσο τιμέ και τα λοιπά που θα τυπωθούν, επόμενο τα χρήματα, κλπ. Ε, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Απλά ότι στα ομάδα Αλεξανδρούπολη ε, είμαστε σχετικά οργανωμένοι και τα όλα, όλα κρίνουμε μαλά. Αναμένουμε και την απάντηση των ε, άλλων για, τα, για αυτά τα σημαντικά ζητήματα που αφορούν το event. Αυτό. Κάνατε κάποια ενέργεια για, για moving forward, τίποτα έτσι. Όχι, ε, προσπαθούμε να επικεντρώσουμε την ενέργειά μας. Είμαστε λίγοι καταρχά. και προσπαθούμε να επικεντρώσουμε αυτή τη στιγμή την ενέργεια πιο πολύ στο event, έτσι. Ε, με το που γίνεται το event, και μέχρι το Movement for Word, φαντάζομαι, θα, θα γίνει κάποια δράση, κάποια μέτρηση. Δηλαδή, δεν θα προσπαθήσει ούτε τίποτα, κάτι τέτοιο. Δεν γνωρίζω ακόμη κάτι, απλά αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε μόνο με το event. Και ελπίζω να προλάβουμε. εντάξει. Ωραία. Δεν έχουμε κάποιο άλλο. Θέλει να πει κάτι, Κορίνα, για τυχείο. Μήπω κάνετε κάποια συζήτηση με κάποιου φίλου, συναντιέστε και. Παιδιά, ναι, υπάρχουν δύο-τρία άτομα που πραγματικότητα αυτή μου το έμαθαν το Case, Αλλά έχω απογοητευτεί πάρα πολύ διότι ε, δεν βλέπω να ενδιαφέρεται κανείς να κάνει πραγματικά κάτι. Έτσι. Δηλαδή ε, απλά τους αρέσει βλέπουν ταινία και το σχολιάζουν. Αυτό ήταν όλα ας πούμε. Αλλά θα ήθελα ε, να προσπαθήσω, δηλαδή να μου πείτε εσείς που είστε πιο έμπειρη, τώρα που τα έχετε δοκιμάσει όλα αυτά. Πώς θα μπορούσα να κάνω μια παρουσίαση κάπου ίσως. Ε, μήπως και κάποιοι που δεν τους γνωρίζουν, ενδιαφέρονται και ή, το ακούσουν, το μάθουν και έρθουν. Τι μπορώ να κάνω πάνω σε αυτό. Για να ενημερώσω ας πούμε. Εσείς πώς το κάνατε. Καλώς ήρθα στον κόσμο μας κορίνα. Α, Κορίνα, πάντω μην απογοητεύεσαι. Είναι απολύτω φυσιολογικό σε μια μικρή κοινωνία όπω η Χίο. Γιατί ξέρω και εγώ από με τη ότι δεν υπήρχε περίπτωση να μαζέψω άτομα εκεί πέρα. Οπότε είναι απολύτω φυσιολογικό το να μην βρίσκεσαι, αλλά σιγά σιγά, α πούμε, μπορεί για αρχή να δημιουργηθεί κάποιο site, μετά να κανονιστεί κάποια συνάντηση με αυτού που θα συμμετέχουν στο site. Κάπω έτσι εμεί το κάναμε εγώ. Ναι, το θέμα είναι ότι δεν βοηθάει πολύ και ο χώρο που δουλεύω. Ε, είμαι γιατρό και κάνω ειδικότητα τώρα στο νοσοκομείο και εκεί είναι όλοι. Μπορείτε να φανταστείτε πώ είναι, νομίζω. Ε. Ε, δεν του ενδιαφέρουν όλα αυτά. Δηλαδή, εκεί μέσα κάθε μέρα παλεύω, έχω ένα τεράστιο πόλεμο Και μέσα, λόγω των αξιών που έχω τελικά και του κανεί δεν τη αυτές αυτέ τι αξίε, ακόμα και στον ασθενή. Δεν είναι... δεν είναι άνθρωποι. Ναι, ό,τι επιστήμονε τελικά, από δουλεύω, του βλέπει τελείω οι άνθρωποι για να κάνει κάτι τέτοιο. Πρέπει να σε αγγίζουν όλα αυτά, έτσι. Δεν του ενδιαφέρουν, παιδιά, δηλαδή δεν ξέρω πώς να πλησιάσω και πού να πλησιάσω. Ε, έχει εδώ ένα πνευματικό κέντρο, ε, που, για να, που πάνε και να δείξουν ότι είναι κουλτουργία έρευση, ας πούμε. Θα ε, σας καλώ, είναι, πιστεύω ότι 10 άνθρωποι να με καταλαβαίνουν εδώ. Ε, και έστω θα έρθουν έστω για να δείξουν κάτι για την εικόνα τους, καλό. Οπότε... Να κάναμε κάτι. Δεν ξέρω εσείς πώς το κάνετε, δηλαδή απλά στους γνωστούς σας μιλάτε ή κάνετε κάτι παραπέρα για να τραβήξετε κόσμο. Ε, ναι, είναι δύσκολο είναι δύσκολα. Ε, τι, μπορείς να, τι μπορείς να κάνεις εσύ, έτσι. Ε, στο TGM υπάρχουν κάποια links για να, όπου μπορείς να κατεβάσεις ε, κάποιες τενίες ή αν έχεις internet ε, ε, μπορεί, μπορείς να εντάξει online με ελληνικού υπότιτλου. Ε, δεν ξέρω αν αυτά τα αυτές οι, οι, οι, οι ταινίε που, που μπορούν να κατεβούν να έχουν ελληνικό σπόδελος αλλά μπορούμε να, να το φτιάξουμε άνετα αυτό. Ε, μετά από, από εκεί ε, αυτό που μπορείς να κάνεις είναι να... Όπως αρχίσαμε όλοι μας πολύ πριν αρχίσει το κίνημα να είναι τόσο οργανωμένο, να, να μιλάς με φίλους πρώτα ή με αυτούς που νομίζει ότι είναι, είναι πιο πιθανό να αδράξουν την ιδέα και από εκεί και πέρα αρχίζει... Και να μαθαίνει περισσότερα, να δίνει περισσότερα και μπορούμε και να σε και κι ρε παιδί μου, όλοι μα εδώ με αυτά που έχουμε ήδη δει στην πορεία και πώ να τα ξεπερνά, πώ να μην απογοητεύεσαι και όλα αυτά. Ωκ. Ναι, οπότε κάποια στιγμή ίσω να βρούμε. Ναι, μιλάω σε φίλου γενικά. Αυτή στιγμή ένα άτομο είναι που ενδιαφέρεται πολύ, μου λέει γράψε πώς μπορώ να βοηθήσω. Η ξοδέφη μα, α πούμε, ενδιαφέρεται. Ε, αλλά δεν εξάρτηται τι να τη πω. Δηλαδή δεν ξέρει ε, ξένες γλώσσα για να βοηθήσει μετάφραση. Ε, το να μιλήσει άτομα, ίσως ναι αυτό να το κάνει. Αλλά από εκεί πέρα, τι άλλο μπορεί να ζητήσει από κάποιον για να βοηθήσει. Θα σας τρώω και τον χρόνο που είμαι έτσι, άσχετη σχετικά με το τι έχετε κάνει μέχρι τώρα. Δεν μπορούσε να φτιάξει ας πούμε κανένα blog με τίτλο «ΖΑΙΚΙΑΙ αυτό θα έλεγα τώρα, παιδιά. Μπορούμε να κάνουμε και ένα subdomain στο TGM για να γίνει ας πούμε, μια πιο οργανωμένη δουλειά. Να είναι για τυχείο και να, να υπάρχει διεύθυνση. Ακόμα και να τιμώσει κάποιε κάρτε ή κάποια ενημερωτικά φυλάδια και να τα δώσει μαζί με τι ταινίε δωρεάν. Νομίζω ότι είναι η αρχή για τη διάδοση των ιδεών. Στη συνέχεια θα ενημερωθούν Ωραία. και μόνοι του. Ναι, πολύ ωραίο αυτό. Οκ, για φυλάδια και για τι ταινίε είναι δυνατή. Ναι. Αυτό είναι πολύ καλό. Θα μπορούμε να το κάνουμε και μαζί με τη σελίδα, βέβαια. Ναι, ναι. Στο φυλάδιο θα αναγράφεται η διεύθυνση τη σελίδα, όπου μπορεί με λέω, ο καθένα να επικοινωνήσει και να ενημερωθεί λεπτομερώ. Ωραία. οκ. Okay, με, με αυτό μπορούμε να κανονίσουμε μια συνάντηση τα άτομα που μπορούν να μου βοηθήσουν σε αυτά τα συγκεκριμένα πράγματα που είπαμε. Ναι, ναι. Φυσικά θα ενημερωθεί, θα κανονίσουμε yeah. κάτι τέτοιο. Ωραία. Και ναι, κάποιο ρωτάει αν έχει πανεπιστήμιο στοιχείο. Έχει, Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Τι ειδικότητα έχει, Corinna? Τώρα ξεκίνησα. Ξεκίνησα το κομμάτι τη παθολογία. Τι? Παθολογία. Ξεκινά πρώτα, ξέρετε, αστικά. Διαλέγει αν η ναι. ειδικότητα θα είναι χειρουργική ή παθολογική. να και ξεκινήσει το κομμάτι τη παθολογία τώρα. Αλλά συγχρόνω κάνω στην Αθήνα σχολείο μου παθοτική. Κοίτα, μπορείς να εκμεταλλευτείς βέβαια τη θέση σου και όποιος έρχεται να εξεταστεί να τους λες ο οποίος δεν κάνει join, κλείσμα με βάριο, ξέρει έτσι. Ε, πάντως να προσθέσω κι εγώ που είμαι και καινούριο εδώ μέσα και είμαι και εγώ στην περιφέρεια, είμαι στο Ηράκλειο Κρήτης ότι και εγώ ακριβώς τις ίδιες ανισχύες έχω με την Κορίνα. Ε, δεν έχω ψαχτεί βέβαια και εγώ εδώ στο Ηράκλειο. Ε, απλώς αρχικά εγώ πιστεύω ότι, γιατί και εγώ τώρα μπήκα κορίνα στην όλη ομάδα, είμαι μια βδομάδα μέσα και προσπαθώ yeah. να δω πώς είναι τα παιδιά οργανωμένα, να βοηθήσω είτε στη μετάφραση είτε στο site όπου μπορούμε, να πάρουμε ιδέες, να μάθουμε το κίνημα πιο καλά. Αλλά γενικότερα έχω και εγώ ένα πρόβλημα ότι όταν μιλάω σε φίλους και γνωστούς, Γενικά ακριβώς επειδή η ιδέα του Zeitgeist είναι, είναι πολύ δύσκολο να την αντιληφθούν ε, οποιοδήποτε. Ε, πιστεύω ότι εκεί θέλουμε κάποια δουλειά, δηλαδή ενώ συγκεκριμένα στην Ελλάδα κάποια κείμενα και κάποια ίσως φυλάδια, να πρέπει να προσαρμοστούν, να το πούμε απλά, στην ελληνική πραγματικότητα. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχει να το... Ε, Δημήτρη και Κορίνα το βασικότερο που πρέπει να κάνετε ταυτόχρονα με εμά, γιατί κανεί δεν, δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι έχει μάθει τα πάντα έτσι ότι έχει εξελιχθεί. Είναι να διαβάζετε συνέχεια για τον εαυτό σα. Δεν μπορείτε να αφομοιώνετε πράγματα, να αφομοιώνετε ιδέε και όσο καλύτεροι γίνεστε εσεί τόσο πιο έκορα θα μπορείτε να εξηγείτε τα πράγματα στους άλλους και να γίνετε και πιο κατανοητά, έτσι, και πιο πιστικοί κιόλας θα γίνετε. Ευχαριστώ να προτείνω σε όποιον ψάχνει ε, τρόπος να βρει για να προωθήσει το κίνημα σε, πρώτα απ' όλα τον κύκλο του. Ε, παιδιά, ρίχτε μια ματιά στο Activist Orientation Guide. Δεν θα σας δώσει κανα, καμιά μαγική φόρμουλα. Αυτό που θα κάνει είναι να σας δώσει πολλά πολλά επιχειρήματα, να σας δώσει μια πιο ολοκληρωμένη ματιά. Εμένα προσωπικά βοήθησε πάρα πολύ και διαβάζοντας το μία, δύο και τρει φορές, βλέπω ότι έχω γίνει πλέον πολύ πιο πιστικό στις συζητήσει. Τα επιχειρήματα που μου έρχονται αυτόματα στο μυαλό θα έχουν πολύ καλύτερα σε σχέση με πριν. Ε, Νίκο, τι... που είναι αυτό μπορεί μπορείς να το δώσει Είναι κάποιο link ξεχωριστά. Μισό λεπτά και δω ναι. ε, Όσον αφορά για Ηράκλειο, Δημήτρη, κάνατε κάποια συνάντηση με κάποιον ε, ή είσαι μόνος ε, Όχι, δεν γνωρίζω κανέναν άλλο. εδώ Γενικά στην Κρήτη δεν γνωρίζω κανέναν. Έχεις κάποιο blog, έχετε, κα, έχεις αναρτήσει κάτι το οποίο να είναι αναζητήσιμο στο Google, κάτι... Όχι, όχι, τίποτα ακόμα. Όπως είπα πριν, ε, επειδή μέχρι τώρα, εντάξει, ήξερα το κίνημα, αλλά δεν είχα ασχοληθεί και μόλις πριν μια-δυο εβδομάδες γράφτηκα, ε, είπα αρχικά να, να δω πώς δουλεύετε, τι λικό έχετε και mm. να βοηθήσω στο μεταφραστικό και στο site και ίσως αργότερα, μόλις αρχίσει και το site, επειδή έμαθα ότι και το site είναι καινούριο, μόλις αρχίσει και το social κομμάτι και το site να δέχεται καινούρια μέλη, Τότε να ξεκινήσω την αναζήτησή μου για τι συμβαίνει εδώ στο Ηράκλειο και αν υπάρχουν άλλοι. Πάνω στην Κρήτη αρέα να, να αναφέρω ότι αν θυμάμαι καλά με τον Νίκο, με τον Ιωάν και τον Νίκο τον Μπελτέκη από Ιράκλειο, πέραμα δε καθώς δεν είμαι σίγουρος όμως. Είχαμε αρχίσει για να κάνουμε sub-chapter ε, site στην Κρήτη, αλλά δεν ξέρω σε τι επίπεδο βρισκόταν. Οπότε θα μπορούσαμε να, να το κοιτάξουμε. Απλά να, να κάνουμε ένα σχόλιο πάνω σε αυτό που είπε ο Γκράτσας πριν νομίζω καταλήξαμε τελικά να στον τα, τα sub chapters δικό του site και να μην ε, υπάρχει ε, ενσωματωμένο το πράγμα στο TZM σωστά. Εγώ από ό,τι θυμώ είχαμε πει να υπάρχει ειδικά σε sub -chapters που δεν έχουν δικιά τους σελίδα να υπάρχει ένα subdomain, ε, το οποίο θα είναι σαν blog ας πούμε μια σελίδα maximum 2, θα ενημερώνει γενικά και μετά θα παραπέμπει, εφόσον υπάρχει η σελίδα για το sub chapter, θα παραπέμπει πλέον στην τοπική σελίδα, όπου θα, είναι πλέον, θα εξυπηρετεί τι τοπικέ λειτουργίε, π.χ. ανακοινώσει συναντήσεων κλπ. Okay. Ωραία, πάμε παρακάτω ή έχετε κάποιο άλλο, να, να πείτε για άλλα sub chapters. Ε, συγγνωμη εκεί που βάζουμε να τη σημειώσει εταιρεία να βάλουμε και αυτό ότι κάποια συνάντηση για να, κάποιο meeting μεταξύ μα, για να βοηθήσουμε κάποιο και να πούνε τι να κάνω αυτό που πήγαμε, το βλέπετε για τι ταινίε, για κάπως να με βοηθήσετε πάνω σε αυτό. Εννοείς εδώ στο TeamSpeak, έτσι, κάτι... Ναι, ναι, ναι, ναι, Βεβαιώσαμε. ναι. Βεβαίωσαμε. Καλά, αυτό δεν είναι αναγκαλύτερο. Σχετικά με, είναι. με τα φυλάδια και τις ταινίε που... Ναι. Ωραία. Ε, παιδιά, ποιος είναι ελεύθερος από, από, τους, από αυτούς που νιώθουν ότι είναι δυνατοί, ό, όσον αφορά το site, να βοηθήσει την κορίνα. Ή βασικά Ή βασικά η Corinna... Βάλε και το... Βάλε και το το email σου. Ωραία, να, και ε, να το γράψω εκεί το email μου, στο γίνεται, στο... μπορώ να γράψω κι εγώ, να το γραντίνω στο TeamSpeak ή εκεί στο μέσα team, να στο, το γράψω. Στο, στο, στο TeamSpeak, όχι στο άλλο. Okay, okay. Κορίνα, μπορούμε να κάνουμε μία συνάντηση εδώ στο TeamSpeak, να οργανώσουμε Πώ θα είναι περίπου το site, μπορούμε να κάνουμε και ένα ξεχωριστό blog αρχικά ή θα δούμε, θα συζητήσουμε λίγο και με τα παιδιά για το subdomain και θα φτιάξουμε ένα site πολύ εύκολα μέσα σε μερικέ ώρε. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Άρα. Μπορεί να μπει μια σελίδα ενδεχομένω στο GR και να υπάρχει και ένα section ειδικό για το τυχείο, θα το δούμε. Απλώ τώρα, κορίνα, επειδή έχουμε πέσει πάνω σε event και μετά από αυτό το event έχει άλλο event. Ξέρετε, είναι λίγο ζωρισμένα τα πράγματα. Να, σίγουρα, σίγουρα, ναι. Ωραία. Προχωράμε στο επόμενο θέμα μας πρόοδο σχετικά με την οργάνωση του event στις 5 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, να, να πάρω το λόγο για αυτό. Το... Ε, δεν ξέρω πόσοι από εσάς το έχουν δει ήδη στα groups ή στο φόρουμ του Φιζίαν που φτιάξει ένα πολύ συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Ε, θα πρέπει αυτό το χρονοδιάγραμμα, μια και είμαστε όλοι εδώ πέρα τώρα, να τηρηθεί στο έπακρο αν είναι να προλάβουμε οποιοδήποτε είδου event μέσα στο Δεκέμβριο. Εάν αρχίσουμε να καθυστερούμε, θα δημιουργηθεί πολύ σοβαρό πρόβλημα. Τετάρτη, περιμένω υλικά από το φώτη και τον Κώστα για να δούμε να αρχίσουμε το μοντάρισμα. Θα πρέπει να ξέρουμε η Θεσσαλονίκη τι έχει κάνει και αν έχει προχωρήσει με το βίντεο της, με τη με το υλικό που είναι να προσθέσει. Yeah. Παρακαλώ. Το χρονοδιάγραμμα το έχει κάπου αναρτήσει. Και υπάρχει και στα forums του κινήματο και υπάρχει και στα Google Groups και στη Θεσσαλονίκη και στι Αθήνα. Α, δεν, δεν το είχε προχυρό το link λίγο. Πρέπει να το βρω γιατί δηλαδή δεν το είχα έτοιμο, μόνο είχα να το ψάξω. Το μου το στυλοκόστασε. Πάντω όσον αφορά παιδιά, αφι... καταρχήν, δεν ξέρω, κάνω καινά. Ναι. Ακούγεσαι, ακούγεσαι, παι. Α, okay. ε, Όσον αφορά πάντω των αφησών, επειδή εγώ έκανα την. Έκανα μια γύρα και Σαλαμίνα και ε, Αθήνα. Οι φορές που πήρα ήταν τραγικά χειρότερες και από της ε, Αναστασίας, της Κόνη, αλλά και από του Βροντά. Οπότε οτιδήποτε αποφασιστε μεταξύ τους, εγώ είμαι ok. Πρέπει για λίγο για να μην ξεφύγουμε. Θέλω να πω στον ε, Κάρολο το υλικό από Θεσσαλονίκη θα είναι έτοιμο... Είτε σήμερα αργά το βράδυ, είτε αύριο το πρωί, οπότε θα το έχεις στα χέρια σου και λίγο νωρίτερα από την Τετάρτη. <σκέντε> ναι, να... ]ναι. πριν συνεχίσουμε να πούμε λίγο πώς... την πρόοδο τι... του υλικού, λοιπόν, αυτό θα το εκλαβώ ε, το υλικό το ετοιμάζουμε εγώ μαζί με τον Νίκο τον Ποριώτη. Ξεκινήσαμε κάπως παράλληλα και χωρίς συνεννόηση, αλλά τελικά, έτσι όπως ε, ακολουθήθηκαν τα σχέδια, δεν συμπέσανε τα υλικά. Οπότε θα συμπληρώσουμε ένα στον τον άλλον απόψε, θα είναι έτοιμα λογικά. Ε, το κομμάτι που έχω ξεκινήσει εγώ είναι... Αυτή τη στιγμή είμαι σε μια διαδικασία ετοιμασία της παρουσίαση. Το υλικό έχει ως ε, Αρχικά περιγράφω... Τους στόχους, εφόσον έχουμε ενημερωθεί το που βρισκόμαστε, το Where Are We Now, παρουσιάζω τους στόχους. Μετά γίνεται μια παρουσίαση του Venus Project. Ενδιάμεσα θα υπάρχουν κάποια βίντεο βιντεοκλίπ ενσωματωμένα στο PowerPoint, πολύ συντομα, δύο λεπτών, είτε παρουσιάζοντας κάποια τμήματα του Venus Project, όπω παρουσιάζουν. Ε, ναι, αυτό βασικά είναι το σχέδιο και θα κλείσει όλη παρουσίαση, έτσι όπως είναι στα σχέδια μου τουλάχιστον, με το trailer του Moving Forward. Εγώ, για να συμπληρώσω λίγο το Gratia. Από Powerpoint και τέτοια δεν που έχουμε το χειρισμό. Δεν είμαι εξοικειωμένο. οπότε θα αφήσω όλο αυτό το κομμάτι στο Gratia και... και αυτό που θα κάνω εγώ θα είναι απλά να συντάξω ένα κειμενάκι που θα περιγράφει τα βασικά... Του Venus Project. Θα κοιτάξω να μην επεκταθώ πάρα πολύ για να μην κουράσω, αλλά παράλληλα θα προσπαθήσω να είμαι όσο πιο φιλικό γίνεται. Νίκο, ο, αν δεν κάνω λάθο, το έχει προστάρει στο φόρουμ, Όχι, όχι. Είχα πει ότι θα το ποστάρω και στο φόρουμ και στα Google Group, προκειμένου να, να πει όποιο θέλει ασύ, να κάνει κάποια παρατήρηση, κάποιο σχόλιο, κάποια προσταθέρηση, κάποια βελτίωση, οτιδήποτε. Δε, αυτό θα γίνει μόλι θα είναι έτοιμο. Μία απάντηση στο Θανάς τα η εκτύπωση των αφίσων έχει να κάνει, είναι άρθρα συνδεδεμένη με, το, με τον τελικό ορισμό ημερομηνία, το location και το κλείσιμο της παρουσίαση. Ότι έχει δηλαδή ολοκληρωθεί η παρουσίαση τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί η παρουσίαση. Την επόμενη με την επόμενη μέρα θα πρέπει να είναι έτοιμο, έτοιμη συνεννόηση με το συνεργάτη να φύγουν για οι αφήσει. Δεν είναι σίγουρο ότι θα έχουμε το υλικό τελος εβδομάδας. Αυτό που θα έχουμε την Τετάρτη είναι το πρώτο, τα πρώτα δείγματα για να γίνει το μπέτα. Για να δούμε πώς βγαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή θα πάρει περισσότερες μέρες, μακάρι να ήταν τόσο απλό. Ε, νομίζω, κοίταξε τα βίντεο, πιστεύω ότι θα μπορούσα να σα στείλω σήμερα. Η μετάφρασή τους, μίχρι το Ιτάλλη, πιθανόν να έχει τελειώσει γιατί δηλαδή το ένα είναι μεταφρασμένο. Οπότε, ίσω να ε, κερδίσουμε κάποιο χρόνο από εκεί και πέρα. Πλά αυτό που πρέπει να, ε, αν τελειώσουμε και το σπέδιο τώρα με το βροητογικό, να τελειώσουμε να ε, καταλήξουμε στην ημερομηνία, για να συμπερδίξει, ας πούμε, που ο Alex θα πρέπει να αλλάξει και να το κάνει 12. Εγώ, εγώ το 5 το βρίσκω λίγο ανέφικτο. Τώρα δεν ξέρω τι θα... Ποια είναι η εισήγηση των άλλων παιδιών. Αλλά έχουμε ήδη πόσο, αύριο 22, 22 αύριο, ε, σήμερα δεν έχουμε 21, ναι, αύριο λέω, αύριο έχουμε 22, 22 μέχρι τις 5 είναι 8 και 5 13 μέρε, δηλαδή δύο εβδομάδες για να γίνουν όλα, τα πάντα, ε, εγώ δεν πιστεύω ότι προλαβαίνουμε και δεν υπάρχει και κανένας λόγος να βγάλουμε το καρκίνο για αυτό το πράγμα, έτσι να μεταφέρω την εκτιμήση του Φώτη πετά το οποίο συμφωνεί για τις, ε, 12. Ε, να ρωτήσω κάτι, Ω. Για τις 5 είναι ανέφικτο. 12 καλύτερα. Να ρωτήσω κάτι. Ξέρει κανένα επειδή το ρώσιο και πριν, αλλά δεν πήρε απάντηση. Ποια, ποιες είναι οι εκτιμήσεις, ακόμα και του Αναστάσιο, της Αναστασίας και του Φώτη του Γροντά για τις αφήσει. Τη αναστασία και του Φώτη είναι, είναι πως μέσα στα Google Group, αν είδα καλά τι δικέ μου δεν τολμώ, για να τις προστάρω. Αναστασία θυμάσαι να τις πεις για να μην ψάχνω τώρα, γιατί έχω δουλειά. Ε, Θανάση, δεν θυμάμαι να έξω τις τιμές. Ε, στο φόρουμ είναι μέσα. Είναι στο φόρουμ, είναι και στα Google Groups. Τα έχω πέρασει στο, νομίζω, στο thread Time schedule του Κάρολου. Κάπου και κοίτα λίγο εκεί πέρα. Θα κοιτάξω. Καλώς. Ε, απλά θεωρώ... Είμαι σε, είμαι σε άλλον υπολογιστή και έχω... Τέλος πάντων, μέχρι να βρω αυτά που θέλεις θα μου πάρει ώρα αυτό λέω. Θα κοιτάξω όμως, όμως, όμως θα τα ποστάρω τώρα. Στο Type With Me. Εντάξει. Ε, yeah, είναι yeah, εκεί να yeah. ξεχωρώμα μπορείς. Γιατί ε, θεω, την τρίτη θα πάω να δοκιμάσω να κλείσω την αίθουσα. Οπότε αν, πρέπει πρώτα να εξασφαλίσουμε ότι μπορούμε να καλύψουμε το ποσό για μένα. Και επειδή έχω ακούσει κάτι ποστά τα οποία δεν ξέρω αν μπορούμε να τα καλύψουμε, γι αυτό. Ναι, αλλά εκκρεμεί ακόμη και το θέμα τη παρουσίαση. Οπότε λογικά πρέπει να περιμένουμε και αυτό, ε. Αυτά τα ποσά που γράφει κάτω ο Νίκο τα καλύπτουμε, Δεν ξέρω για τι Θεσσαλονίκε, μόνο. Καταρχήν, ε, αυτά εδώ πέρα θα είναι σοριά. Ε, έχουμε αποφασίσει πόσα θα πάνε που και τα λοιπά. Γιατί νομίζω ότι αυτά τα πέρα υπερκαλύπτουν τι ανάγκε τη Θεσσαλονίκη. 3.000 σίγουρα, μη σου πω και 2.000 υπερκαλύπτουν. Έχουμε κανονίσει τέσσερις μέρες να γίνει διανομή φυλαδίων. Αυτό είναι το μόνο που ξέρω εγώ. Ε, μια άσχετη παρέμβαση, ε, η Αλεξανδρόπουλη δεν χρειάζεται πάνω από 20 αφήσει και μια καμιά ε, 200 300 αργία και πολλά λέω. Yeah. Απλά μπορώ να πάρουμε επιβεβαίωση από κάποιον ότι θα καλυφθεί το ποσό για να πάω να κλείσω την αίθουσα. Γιατί δεν έχει νόημα να την κλείσω και μετά να πούμε ότι δεν μπορούμε συγνώμη η αίθουσα για την οποία μιλάς ε, αφορά το moving forward ή την ε, παρουσίαση. Την παρουσίαση. Εντάξει, συγγνώμη. συγγνώμη. Καταρχήν έχουμε κατασταλάξει σε κάποια προσφορά, γιατί προς το παρόν εγώ βλέπω μόνο αυτές τις δύο και κάποια που είχε πει ο φώτης ο βροντάς που κυμαίνεται γύρω στο 470 ευρώ, μεγέθεια α3 και πόσα φλάιρ είπαμε, 6.000 φλάιρ. Τι είναι τα uh, κάνουμε 6.000 φλάιρ, παιδιά, καλά σοβαρά μιλάμε να Πέρσι για τη Z Day είχαμε τυπώσει 2.000 flyer, εκ των οποίων τα 500 είναι στο σπίτι μου ακόμα. Είχαν, ήταν κοντά στα 800 και τα 500 αυτά τα έχω εκεί για πρόχειρο από την πίσω μεριά να κάνω μαθηματικέ πράξει. Γι' αυτό λέω, πρέπει να, να δούμε. Ξέρω, θα ήθελα μια επιβεβαίωση για να πάω να κλείσω την αίθουσα. Δηλαδή, τώρα μπορεί κανένα να μου δώσει καμία ή να το συζητήσουμε κάποια άλλη φορά, αν επικοινωνήσουμε με το φωτ και τα λοιπά. Άμα είναι να τυπώσουμε 2.000 που είναι υπέρα αρκετά και να έχουμε και κάποια packs, να πάμε να τα αφήσουμε σε κάποια συγκεκριμένα μαγαζιά, κάποια πακέτα των 20-30, ας πούμε. Ε, έτσι μπορεί να, φτα... να είναι αρκετά τα 2.000, αλλιώς είναι υπεραρκετά. Συγγνώμη, το ικαστικό υπάρχει έτοιμο για τα flyer κάπου. Δεν μιλάω για το λεκτικό, που θα λέει πού, τι, πώς. Για κάποιο οικαστικό έχει γίνει κάποια πρόταση, υπάρχει κάτι έτοιμο. Εγώ την εντύπωση Απο... ότι κάτι είχε πει ο Γροντάς. Ακριβώς, ναι. Νομίζω. Ναι, επειδή εγώ δεν ξέρω τι έχει πει ο Γροντά, ο Γροντά δεν είναι εδώ και εγώ ζήτησα από το φώτι τέσσερι φορέ να με πάρει τηλέφωνο, να σηκώσει κάπου το link, να μου στείλει το αρχείο. Δεν έχω καταλάβει ακόμα. Το έχει στείλει, δεν το έχει στείλει, μου το έχει δώσει, δεν μου το έχει δώσει. Δεν έχω βρει τίποτα πουθενά. Λοιπόν, επειδή εγώ δεν μπορώ να περιμένω από το φώτι θα μου δώσει το αρχείο, αν θα μου το δώσει, έχω ανεβάσει ένα JPEG στο... στα groups, το οποίο υποθέτω ότι περισσότεροι το έχετε δει. Αυτό το JPEG υπάρχει υπεριψηλή ανάλυση, είναι πέντε πίξελ επί 3.500, σε PSD αρχείο με layers κλπ. Το οποίο το έχει πάρει και ο Apollo ήδη, το έχει και ο Κώστας στα χέρια του και είναι και στη διάθεση ότι άλλο το θέλει να το δώσω. Αν και δεν νομίζω ότι χρειάζεται το PSD σε κάποιον άλλον. Ε, αν θέλετε, όσοι δεν έχετε πει την άποψή σα, πείτε την, να το κλείσουμε το θέμα του post, να φύγει από την άκρη, και να προχωρήσουμε μόνο με το λεκτικό και με το flyer. Και ενδεχομένως το flyer να είναι μία μικρογραφία του poster, έτσι, που απλά θα λέει επίσης κάποια πράγματα. Δηλαδή να μην διαφοροποιείται και χάσουμε χρόνο επίσης με εικαστικά και δημιουργικά και τέτοια πράγματα. Ωραία ερώτηση. Το ικαστικό κόμματι έχει τελειώσει, δι' αυτό το GPT είναι τελική δουλειά η οποία θα τυπωθεί και θα αφήσω ή... Διαμορφώσει ξανά ο Άγγελος ή ο Κώστας, ή κάποιο ο οποίος ενδιαφέρεται. Αναστάση, Ιάνγε, δεν ακούγεσαι πολύ καλά. Ε, τελικό είναι το εγκαστικό. Δεν το έχω φτιάξει εγώ. Έτσι. Το πήρα από το Global, το είχε ανεβάσει ένα μέλος του κινήματο ήταν στα αγγλικά το PSD, το οποίο το έβαζε στη διάθεση οπουδήποτε θέλει για τέτοιου είδους ενέργειες. Εγώ το έφρασα απλώ τα, τα γράμματα. Ό,τι είναι εικόνα είναι το πρώτο layer. Ό,τι βλέπετε γράμματα είναι άλλα λέγε και μπορούν να αλλάχθουν. Αν θέλετε, δηλαδή, επειδή άκουσα την πρόταση το, το 30% να γίνει 30% με νούμερο, αυτά γίνονται μέσα σε τρία λεπτά, δεν είναι θέμα. Απλώ θεωρώ ότι αν δεν υπάρχει ουσιαστικό λόγο, μην μπούμε σε διαδικασία να αλλάζουμε δημιουργικό-δημιουργικό. Δεν έχουμε χρόνο και δεν υπάρχει και λόγο. Εάν σα αρέσει. Ωραία. Αν δεν έχει κάποιο αντίρρηση, μπορεί να μου δώσει το link να το βάλω στο TIE να το έχουμε όλοι. Δώσε μου ένα λεπτό. Σε σχέση με την, με την τελική ημερομηνία, καταλήξαμε. Τώρα βλέπουμε τι υπάρχει μου για να καταλήξουμε. Έχοντας ακούσει τα περισσότερα μέλη εδώ πέρα για το θέμα της μερομινίας βλέπω ότι ο χρόνος πιέζει αφόρητα και μάλλον δεν είναι εφικτό να γίνει στις 5 του μηνός, άρα να ακούμε 12, να καταλήξουμε. Ε, στη συνάντηση που είχαμε κάνει στη Θεσσαλονίκη, είχαν πει για πέντε του μηνό για να μην πέσει κοντά στο moving forward και δεν προλαβαίνουμε μετά από το πρώτο event να προετοιμαστούμε για το δεύτερο event. Εγώ συμφωνώ για τι 12, αλλά αυτό ακούστηκε στη συνάντηση για τι 5. Μπορεί να το δει Πάει κοντά στι γιορτέ και πολλοί θα έχουν φύγει από Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Κι άλλη τους Κορίνα για 19, για 19 είναι δύσκολο. Έχει πέσει η ιδέα να μπει live streaming στο site που θα τραβάει την εκδήλωση, οπότε Κορίνα τη φυλάσσουμε. Μπορεί και να το δεις live. Μακαέρι. Ωραία. Η ε, ημερομηνία τελική. Πέντε, ημερομηνία. Oh. Ε, 12. Δεν φαίνεται δε να μην είναι για πέντε ξεχάσει το ξανάπα. Για για 12, οκ. Okay. Οι έμφερμοι υποστηρικτέ του 5 ήταν η Ελευθερία και ο Φώτης που λέγανε μετά δεν θα προλάβουμε να οργανώσουμε το Moving Forward. Τώρα αυτοί λείπουν από εδώ, δεν είναι να μας τα πούνε, οπότε δεν ξέρω. Ενώ όσοι είμαστε εδώ νομίζω συμφώνουμε στις 12. Να ρωτήσω κάτι. Στο, στο event που θα κάνουμε, στην ουσία είναι και, ένα, είναι και παράπλευρη διαφήμιση του Moving Forward, έτσι δεν είναι. Ναι, yeah, θα, το θα... θα και το βίντεο. Ναι, okay. yeah, απλά λέγανε ότι μετά είναι οι γιορτές, κανένας δεν θα ασχοληθεί ας πούμε με το κίνημα, γιατί θα είμαστε με τις οικογένειε μας και τα λοιπά, οπότε πότε θα προλάβουμε να οργανώσουμε το Forward. Οπότε ε, ε, φασίζουμε για 12 να κλείσει. Πιστεύω ότι είναι μονόδρομο. Και... Ναι, δεν θεωρώ ότι είναι κάτι υποκειμενικό. Εάν κάποιο ε, μπορεί να μα εξηγήσει και να μα τεκμηριώσει πώ μπορούν μέσα σε 15, ούτε 15-13 μέρε, πώ είναι τα βγάλαμε. Ε? Αν δεν κάνω λάθο, πώ μπορούν να γίνουν όλα αυτά που έχουν να γίνουν και να γίνουν σωστά, εάν μπορεί να το τεκμηριώσει και να πάρει και την ευθύνη, ευχαρίστω. Εγώ έτσι όπω τα έβγαλα, με χαρτί και μολύβι δεν βγαίνουν οι χρόνοι αλλιώ. Και το είπα κιόλα ότι. Και 12 του μηνό είναι αρκετά πιεσμένοι για να πείσω ότι γίνονται όλα σωστά και το έχω πει και στον Βόλτη και στον Κώστα. Παιδιά, ε, έχουμε να ετοιμάσουμε υλικό το οποίο είναι σχεδόν έτοιμο. Έτσι. Έχουμε να κλείσουμε αίθουσε. Καταρχήν, και εγώ συμφωνώ με τις 12, δεν έχω κανένα πρόβλημα με αυτό. Έχουμε να κλείσουμε τι αίθουσε το οποίο μπορεί να γίνει και αύριο. Ε, να βρούμε άτομα που θα παρουσιάσουν και το ζώρικο κομμάτι είναι να εκτυπωθούν οι αφήσει και να γίνει μια ενημέρωση πριν από αυτό. Αλλά και αυτό νομίζω ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα μπορεί να γίνει. Ε, οπότε, έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ, με λίγη οργάνωση δεν είναι και πολύ κοντά το 12. Να, ε, το 5 μπορεί να γίνει και 5 του μήνου. Έχουμε δηλαδή κάποιο χρόνο, Μια και υπάρχει ήδη αρκετό υλικό έτοιμο. Βέβαια, άμα πάει για 12 θα είμαστε όλοι πιο άνετα. Αλλά δεν νομίζω ότι το 12 είναι η πίεση χρόνου. Επίσης, θα ήθελα να... Εντάξει παιδιά δεν, δεν, δεν ξέρω πώς το κανονίζετε απλά μπορεί, μπορείτε άμα βγάλετε τα, το υλικό για, για τις 12 από τώρα για παράδειγμα να, να, να τρέξετε παράλληλα και για το ZMF. Σωστά και αυτό. Ε, από όλον τώρα δεν θυμάμαι και το μικρός ε, θεωρείς ότι πρέπει να έχουν περίπου 5 μέρες τουλάχιστον οι άνθρωποι που θα παρουσιάσουν για να είναι έτοιμοι να κάνουν την παρουσίαση, να έχουν δει, να έχουν διαβάσει, να έχουν μελετήσει, να είναι έτοιμε για πρέπει να έχουν λοιπόν στη διάθεση του τουλάχιστον πέντε μέρε. Άμα είναι να κάνουν μία με δυο ώρε την ημέρα, ναι. Άμα είναι να γίνει πιο εντατική δουλειά, νομίζω και δύο μέρε είναι αρκετές. Ναι, αυτό υποθέτω ότι είναι πάνω στου ανθρώπου που θα το κάνουν και επειδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν καν οι άνθρωποι που θα το κάνουν, δεν είμαστε σίγουροι ότι θα το κάνουν, δεν μπορούμε να ξέρουμε του χρόνου. Εμένα μου αρέσει όταν ολοκληρώνω ή όταν σχεδιάζω κάτι ή ένα project, να είμαι όσο το δυνατόν πιο σίγουρος ότι θα πέσω εντός χρόνων και να μην αφήνω τίποτα στην τύχη και τίποτα στο ότι ναι, εντάξει, θα κλείσει, θα γίνει, έτσι. Γι' αυτό το λόγο έφτιαξα το χρονοδιάγραμμα και άρχισα από την αρχή της εβδομάδα να πιέζω κάποια πράγματα για να δοκληρωθούν. Δεν θέλω να αφήνω πράγματα στην τύχη γιατί στην τελική θα εκτεθούμε και εμεί και θα εκτεθεί και το κίνημα. Αν πάρει κάποιο στραβά, τελευταία στιγμή και δεν το λάβουμε. Γράτσι και εγώ θα συμφωνήσω με τον Κάρολο. Γιατί μια βδομάδα ακόμα περισσότερο χρόνο θα μα δώσει την ευκαιρία να προετοιμαστούμε και καλύτερα και να το προωθήσουμε και καλύτερα. Δεν διαφωνώ, παιδιά. Δεν Απλά λέω ότι και το 5 είναι εφικτό. Σίγουρα είναι καλύτερο το 12. Ωραία, θα το καταλήξουμε. Καταλήγουμε για τι 12. Όποιο έχει αντίρρηση, βάλτε ένα μείον στο, στο chat. Ναι, γιατί πήρε αρκετή ώρα, έτσι, Αν. Να φαντασώ ότι αλλάζω και τις ημερομηνίες των φιλαδίων που έχουμε πει, έτσι έχω γράψει μια ενημερώση, ναι, ναι, πώς θα ναι. okay. Να ενημερωθούν όμω και αυτοί που λείπουν, γιατί εγώ πιστεύω ότι μπορεί αυτόβουλα να εκτυπώθουν 6.000 φιλάδια αύριο και να έχουμε έτοιμα για τι πέντε. Φυλάδιο για μια εκδήλωση που θα γίνει μετά από τρεις εβδομάδες, δεν ξέρω ποιο θα έρθει. εγώ συμφωνώ, αλλά άμα αύριο βγει ο Φώτης και πει παιδιά, έχω στείλει ήδη για εκτύπωση τα φυλάδια, το απόγευμα θα είναι έτοιμα, 6.000 φυλάδια για τις 5 του μηνός. Τι θα κάνουμε. Καλά, τους στέλνετε τα πρακτικά σήμερα το βράδυ στο Δουζέμ Θεσσαλονίκη. Ναι, πρέπει να, να ενημερωθούν αυτό <το> Πρέπει να τον αναλάβει άλλο τα φιλάτα, δεν μπορούμε να βασιστεί μου στη φώτη. Πού είναι ο φώτης, ούτε σήμερα είναι και από όσο ξέρω ούτε την Παρασκευή ήταν. Είναι... Και... Σήμερα δεν είναι, γιατί έχει γεννές, η κόρη του. Αλλά την Παρασκευή δεν ήταν ε... και ο φελός, δεν θέλει να έρχεται σε συναντή της, λέει, γιατί δεν του αρέσει το κλίνο. Εκείνη και... <laughs> έχει και δικό του τσάρτερ. Ταιδιά, είναι... σε... θα φτάσουμε στο θέμα μα μην να φεύγουμε το θέμα. Έτσι. Ναι, θα μπορούσε ναι, φυγένια... να... να αναλάβει κάποιο άλλο τι αφήσει, ή θα το αφήσουμε στην πόρτα. Η Φυγένεια και εγώ με τον Νίκο φύγαμε απρόβλεπτα την Παρασκευή, αλλά φρόντισα να ειδοποιήσω σχεδόν όλο τον κόσμο ότι δεν θα είμαστε. Το ξέρω σε κάτι. Σχετικά ναι, με τι αφήσει, παιδιά, σχετικά με τι αφήσει. Ε, τι αφήσει θα τι αναλάβει όπως καταθέσει την καλύτερη προσφορά. Αυτό το πράγμα ξεκαθαρίστηκε. Δεν τι αναλαμβάνει ούτε ο φόντη, ούτε ο μπάμπη, ούτε ο Γιώργο. Μόλι έχουμε την καλύτερη προσφορά και πούμε ότι okay, αυτά έχουμε να καταθέσουμε από προσφορών, δεν έχει κανένα άλλο να βάλει κάτι άλλο. Θα δούμε ποια είναι η καλύτερη προσφορά, και ο άνθρωπο που έχει ε, προθυμοποιηθεί να πάρει την προσφορά, θα συνοηθούμε να διεκπαιρεώσουμε και το τύπο μα των Να πάρει την υψηλή ανάλυση και να συνοηθούμε για τα υπόλοιπα. Νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα σχετικά με αυτό. Αναστασία, παίζει να το αναλάβει. Ε, λοιπόν, η Φηγένεια εξαρτάται... Ε, εξαρτάται από την προσφορά. Ε, η μία προσφορά που έχει εδώ αναρτηθεί από τον Νίκο είναι, αφορά την Αθήνα. Ε, το το τυπογραφείο βρίσκεται στην Αθήνα, έτσι. Οπότε δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το κομμάτι. Το άλλο που είχα αναρτήσει πάλι και έχει γίνει προσφορά από κάποιον σημεών, ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αυτό αν μπούμε σε καλύτερη τιμή, γιατί δεν μου αρέσει καθόλου η τιμή του, ε, σχετικά με τις αφίσες, θέλω να την ε, ρίξουμε λιγάκι ε, υπάρχει περίπτωση να λάβω εγώ δηλαδή το διακπαιρέωσα εγώ απλά το θέμα της αφήσας εκκρεμεί εάν δεν ξεκαθαριστεί αυτό δεν μπορούμε να μιλάμε και για προσφορές, Καρόλε, να και για προσφορές. Τι, τι θεωρείς συγγνώμη τι θεωρείς ότι εκκρεμεί το έχω βάλει το link γιατί ήταν παίζει ε, Κάρολη, δεν έχει να κάνει με σένα. Η δική σου αφήσα προτι... προ... από μένα τουλάχιστον προτιμάται από, ετοιμάσει... από αυτές που έχει ετοιμάσει ο Φώτης. Ε, απλά ε, παρατήρησα ότι ο Φώτης για κάποιο λόγο δίνει... δεν σου έστειλε λίγο τεφτυπή, τίποτα δεν σου έστειλε δηλαδή σχετικά με την αφήσα. Οπότε έχω την αίσθηση ότι θέλει αυτός να το κάνει. Αλλά αν, δεν έχουμε α, την... αν θέλει την να το, το, το κάνει, α πάει του... να το κάνει, να το πληρώσει μόνο του και να το τακτοποιήσει και να το μοιράσει μόνο του. Ακριβώ. Ε, ε, το δεν να... μα έχουμε... κιόλα. Ναι, το ξέρω. Δεν έχουμε όμω τη θέση του υπέρ ή κατά αυτό σήμερα. Έτσι. Δεν, δεν, δεν είναι εδώ, οπότε δεν μπορούμε να, να αποφασίσουμε εμεί μόνοι μα, πιστεύω. Ε, συγγνώμη, άμα είμαστε 25 άτομα και λείπει ο φώτη και περιμένουμε μόνο ο να μα πει αν είναι υπέρ κατά, νομίζω ότι αν αποφασίσουν 25 άτομα ότι είμαστε υπέρ, δεν υπάρχει κάτι παραπάνω να συζητήσουμε. Εγώ Μην τα παιδεύουμε περισσότερο πέρα. κιόλας. Ε, παιδιά, ε, το link υπάρχει στο Type With Me για την αφήσα, γιατί δεν παρακολουθούσα το chat, άμα είναι εύκολο να μπεις το Type With Me για να το. Πώς λέτε, μήντες πριν, πώς λέτε Να, να είσαι καλά, μισό. Παιδιά, είναι στο Type With Me τώρα. Okay, thanks. Τα δεδομένα είναι ότι έχουμε να διαλύσουμε, ανάμεσα σε μία αφήσα που έχω, εγώ προσωπικά, έχω δει ένα low-res, και μου είπε ότι μου στείλε το PDF, το οποίο δεν το έχω πάρει πουθενά και δεν μου το έχει στείλει πουθενά και σε μία αφίσα την οποία, σας λέω πάλι, δεν την έχω φτιάξει, δεν είναι δικό μου δημιούργημα, δεν έχω τέτοια θέματα, την οποία όμως την έχουμε σε υψηλή ανάλυση έτοιμη, μοιρασμένη για έγκριση στα χέρια μας. Αποφασίζεται και πράττουμε, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι πιο απλό να πούμε. Λοιπόν, παιδιά, αυτή η αφίσα είναι πολύ όμορφη για, για αφίσα, αλλά εάν τυχόν οι προσφορέ, ας πούμε, επειδή υπάρχει γενικά το ενδεχόμενο, τα flyers να είναι σε ασπρόμαυρο. Αν γίνει κάτι τέτοιο, αυτό θα χάσει πάρα πολύ σε ασπρόμαυρο. Δεν θα φαίνεται. Μήπως να δούμε και κάτι άλλο για ασπρόμαυρο, για flyers μικρά. Παιδιά, να επαναλάβω, γιατί δεν το έχετε, μάλλον δεν το έχετε δει, στο, στο Google Group Θεσσαλονίκης, δεν ξέρω και στο TGM αν, αν ισχύει αυτό ε, στο Google Group, ο Φώτης έχει μεταφορτώσει αρχεία PDF, σε μορφή PDF, έτσι, αφίσα και flyer. Μπορείς να μου δώσεις τη link? Τώρα, που δεν πολλά ζητάτε. Πάτε λίγο, στο Όπω μπορεί, στις στιγμιά μπήστε Google Groups λίγο και, και να πάει στα αρχεία. Οκ. Okay. Παιδιά, έχω βγει από Θεσσαλονίκη, Θεσσαλονίκης, όποιος, ε, πάει πρώτος, αν μπορείτε, κάντε τα links. Ναι, παιδιά, και εγώ έχω δύο. Δει... Στη Θεσσαλονίκη με συγχωρείτε, τίποτα προσωπικό. πως δεν, δεν μπορώ το δράμα, δηλαδή, όλη μέρα. Πολύ εντώνη. Όχι, και επειδή ενέσω η ελευθερία έτρεξε να μου την πει κιόλα, μόλι σχολίασα και είπα, παιδιά, σταματήστε το δράμα επιτέλου και ασχοληθείτε με κάτι άλλο. Έσπευσε να κάνει μια ανοιχτή δήλωση ότι το κουμπάκι για αποχώρηση είναι εκεί. Οπότε δεν μπήκα σε περαιτέρω συζήτηση. Απλώ πάντσα το κουμπάκι για αποχώρηση. Παιδιά, αυτή αυτά τα. Μόλις πάτησα το, το link τη αφήσης και έχει λάθη, βλέπω, εδώ. Παιδιά, εσείς βλέπετε κανένα flyer να έχει ανεβάσει. Ναι, έχει κάνει μεταφόρτωση στο δικό μου στο group, ε, ε, στη γενεία. Εγώ βλέπω μόνο αυτό που σου πω, που σου πω σταρακάτω. Εγώ έχω τρία pdf's, τρία, ένα αρχείο PDF με τρεις σελίδες, τα οποία είναι χαμηλές αναλύσει ε, από ναι, τρει αφήσει. Αυτά είναι, αυτά είναι. Είναι τρεις αφήσεις ε, δεμένες σε PDF και από κάτω ένα άλλο αρχείο πάλι που είναι το flyer. Να παιδιά, αυτό είναι το link. Παιδιά, μπορούμε να κάνουμε μια βαρατήση σχετικά με κάποια κεμενάκια που είναι στις αμπίσες. Παιδιά, ναι, επειδή το έχω χάσει αυτή τη στιγμή λίγο, ε, κλέαρχε, έχεις βάλει τα link του Γροντά κάπου. Ναι, το τελευταίο link είναι, που έκανα εγώ. Δεν το ξέρουμε αυτό, Άγγελε, Είναι έτοιμες αφήσεις, παίρνει βάζει τα γράμματα και θα παρουσιάζει. Λοιπόν, αυτή είναι με... και η αφήσα που μας είχε στείλει τότε. Εγώ του ζήτησα PSD. Φώτο για να μπορώ να τα επεξεργαστώ. Έχει κανείς στα χέρια του PSD ψηλής ανάλυσης. Επίσης, το έγραψε κιόλας ο Φώτης ότι τα αρχή αυτά δεν τα έχει σε ψηλή ανάλυση και δεν μπορούν να τυπωθούν σε α2. Ε, Όχι, καλύτερα. Καλύτε, καλύτε, ε, καλύτε. ε, παιδιά, απλά, ήθελα να σας πω ότι αν θέλετε τη VIV μπορώ να το επεξεράσω στο Photoshop ε, σαν JPEG, χωρίς τα ε, Αν θέλετε όποια λίγο λοιπόν ανταλλαγή, μπορώ να την κάνω εύκολα. Ναι, παιδιά. Μπορούμε να ξαναφτιάξουμε την αρχή έχοντας τα πρωτότυπα σε πολύ πολύ καλύτερη ανάλυση. Είναι εύκολο. Σε πάρα καλό, Δεν μπορεί να κάνεις την ίδια δουλειά. Καταρχήν, δεν έχεις Outlook. Λοιπόν, παιδιά, για να μην μα μακρηγορούμε, ε, υπάρχει και η περίπτωση να γίνει μία μίξη από ό,τι, από ότι βλέπουμε ε, ε, να, ε, να κρατήσουμε την αφήσα του Κάρολου και για flyers να, να, να, να κάνει edit κάποιος αυτά που έχει φτιάξει ο, ο Γροντάς Ωραία, ποιος, τα, okay. ποιος αναλαμβάνει τα flyers ε, για, για τύπο μαλέ Όχι, για συνδυασμό Θα αναλάβω εγώ, άμα θέλει Ωραία, τέλεια Ωραία, εντάξει, ε, διάτσι, θα συνεννοηθούμε, με συγχωρείτε, θα συνεννοηθούμε να πάρει έτοιμε τι λεζάντε, δηλαδή το κείμενο. Γιατί αν δεν έχει λεζάντε, δεν μπορεί να τα βγάλει και το κεφάλι σου, ενδεχομένω. Να συμφωνήσουμε για το τι θα πρέπει να λέει, να πάρει έτοιμε τι λεζάντες, να κάνουμε τη δουλειά σου πιο εύκολη. Ναι, παιδιά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα σε αυτό. Ε, απλά επειδή εγώ δεν χρησιμοποιώ φότο, εγώ χρησιμοποιώ Gimp, το αντίστοιχο open source, ε, νομίζω ότι θα, έχει, θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα για επεξεργασία εκ των υστέρων. Κοίτα, φτιάχτα, φτιάχτα και ο οποίος έχει Photoshop του το στέλνεις. Παράδειγμα, ο Κάρολος άμα έχει Photoshop του το, το στέλνει και κάνει τις απαραίτητες μικροδιορθώσεις, γιατί έχω παρατηρήσει ότι δεν έχει πολύ μεγάλες ε, αποκλίσεις και το και ετοιμάζεται έτσι. Πώς το το open source ε, αντί για Photoshop? GIMP. g Thank you. Και μάλιστα είχα People. κάνει κάτι. Συγγνώμη, είχα κάνει ένα για... Φλάιερ, όχι για αφήσα. Μπορώ να σα το δείξω μόλις το εντοπίσω. Ωραία. Να βάλουμε ένα αυστηρό τώρα να κλείσουμε το χρονοδιάγραμμα με τι αφήσει για να κλείσει το θέμα. Ε, γίνεται. Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, ε, ο Apollo έχει στα κέρια του το, το... το PSD, το... αυτό που του στείλα εγώ. Οπότε φτιάχνει την αφήσα. Ο Gratias φτιάχνει το flyer. Σήμερα έχουμε 21 του μηνό. Θα πρέπει τα παιδιά μέσα στη βδομάδα, δηλαδή 22-23, να πούμε μέχρι την Δετάρτη επίση, παράλληλα με, το, με τα βίντεο που θα πάρουν, να έχει φύγει ένα mail προς τα παιδιά που θα έχει το λεκτικό της λεζάντε. Δεν ξέρω αν το χρειάζεται ο Apollo, έτσι. Ο Γκράτσιος το χρειάζεται σίγουρα. Ένα mail που θα έχει τη λεζάντα το τι θα λέει, δηλαδή το DZM bla bla bla bla bla bla bla bla bla bla. του μηνός, bla bla, εκεί, για να είναι έτοιμες οι αφήσες. Okay, Ποιο μπορεί να το στείλει αυτό το. Μπορούμε να συνοηθούμε να ανοίξουμε κάποιο γρήγορο thread για το τι θα λέει η Αφίσα. Έχουμε κάτι έτοιμο στα χέρια μα, <συσχελίδι> Όχι. Ωραία, σ... μπορείτε να φτιάξετε ένα για να το βάλω και στο. Type me. Ωραία, μπορούμε να πάρουμε κάποια στοιχεία από αυτά που έχει στείλει ο Δηλαδή, θα πρέπει να λέει εκδήλωση παρουσίαση του κινήματο μπλμπλ. Θα πρέπει να έχει τα locations πάνω ενδεχομένως στη σειρά, δηλαδή Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη. Ε, την ημερομηνία βέβαια, ψηλά ψηλά να γίνει μεγάλα γράμματα όπω τα λέει. Το site του κινήματος και μπορούμε να βάλουμε και το site του Global όλας ενδεχομένως. Καταλήξαμε 12 ε. δεν θα ξαναλάξουμε απόψη. Μόνο χρόνο το ξέρει αυτό. Διαροπάλλης. Να αρχίσουμε να βάζουμε και τίποτα ανακοινώσεις στο site, α πούμε, ότι θα γίνει event στις 12. Ναι, και στο facebook και στα να σας προλάβω, εάν δεν έχουμε έτοιμο το βίντεο, δεν θα βγάλουμε καμία ανακοίνωση για τίποτα yeah. και οι αφήσεις στο stand-by θα είναι, θα είναι έτοιμες να φύγουνε. Εάν δεν συμφωνήσουμε και πούμε, οκ, okay, βίντεο έκλεισε, δεν κάνουμε τίποτα σχετικά με την επικοινωνία, έτσι. Yeah. Ωραία. Ναι, παιδιά, εγώ. Υπάρχει forum thread γενικά για αυτό το event για να κοιτάτε όλοι όσοι εσείς οι οποίοι είσαστε οι εμπλεκόμενοι το forum ε, Υπάρχουν σκόρπια γιατί υπάρχει το θέμα ότι θα έπρεπε να έχουν διαβάσει κάποιοι άνθρωποι να έχουν δοκιμάσει να περάσουν το TEST για να μπουν στα κανονικά forum του κινήματος στο site και αυτή τη στιγμή τουλάχιστον αυτά που γράψα εγώ έχω αναγκαστεί και τα έχω γράψει και στα τρία για να μπορούν να τα διαβάσουν όλοι με αποτέλεσμα και η πληροφορία να σπάει στα τρία. Ωραία. Ποιοι από τους εμπλεκόμενους δεν έχουν, ε, ε, ε, την, ε, δεν έχουν τη, τη, τη δυνατότητα ακόμα να, να ποστάρουν στο post, please. Εγώ γιατί δεν έχω κάνει post, ε, λόγω φόρου θα κάνω με, ή σήμερα ή αύριο. Ε, και εγώ το ίδιο με τον Αλέξανδρο. Κι εγώ το ίδιο. Κεδάκια, μία, μία παράκληση Αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο και εγώ και εσείς από τη ζωή μας για να είμαστε σε αυτό το κίνημα και να λέμε αυτά που λέμε και να κάνουμε αυτά που κάνουμε. Καλό είναι να αφιερώσουμε και κάποιες ώρες να διαβάσουμε το υλικό και να πάμε να δώσουμε το τεστ. Θα γλιτώσουμε από πάρα πολύ spamming, πάρα πολύ flaming και πάρα πολύ άχρηστη πληροφορία. Και θα γίνουμε και καλύτεροι φυσικά σε κάποια πράγματα. Ωραία. Κάποια άλλη ερώτηση για το event. Θα πρέπει να δούμε τι γύρεται αποφαιρία εξοπλισμού. Ποιο έχει αναλάβει το κομμάτι του εξοπλισμού, κάτσε να δώτω το, το σπρέτσι. μικροφωνική δεν έχει αναλάβει ακόμα κάποιο από το. Δηλαδή. Άρα, είναι ανοιχτό το θέμα τη μικροφωνική. Και είναι ανοιχτό και στα τρία και στι τρει πόλει, έτσι. Στη Θεσσαλονίκη εφόσον γίνει συνέφη του επαναγετό, όλο ο εξαπλησμό είναι έτοιμο, εκεί πέρα δεν χρειάζεται να γίνει ξεχωριστή δουλειά. Έχει κλείσει η αίθουσα. Μπορείς να δεις, ε, μπορεί κάποιο από εσά να ρωτήσει τη Θεσσαλονίκη να δει τι γίνεται με την αίθουσα και αν μπορεί να κλείσει για 12 ο μηνό, Καρόλο αυτό που είπε θα το αναλάβει ο Θανάσης. Ο Θανάσσα θα πάει την Τρίτη να ζητήσει την αίθουσα στο Πολυτεχνείο. Αλλά έχουμε και backup μια άλλη αίθουσα συντήρηση που δεν μα δώσουν αυτήν. Οπότε είναι ψηλό σίγουρο ότι θα βρούμε αίθουσα. Ωραία. Οπότε εγώ θα κοιτάξω να μιλήσω και με το των. Το λυκόβαστο λάθη το τέλο πάντων. Έχω κολλήσει, έχει κολλήσει το διαδόμο. Mm. Επειδή αυτό κληροδότησε, θα κοιτάξει τι θα γίνει με την μικροφορική. Θα συνδοηθούμε να, να υποστολίσουμε εκεί και πέρα. Νομίζω μου είχε πει υπάρχουν δύο μικρόφωνα διαθέσιμα, αν θυμάμαι καλά. Κυρία, με συγχωρείτε να πάρω κάποιο τηλέφωνο. Τελικά μόνο μου αφισοκολλήσει όλη την Αθήνα από ό,τι φαίνεται. Γιατί μόνο σου. Δεν θα βλέπω να έχει κάποιο άλλο. Ούτε στη διανομή. Έκανες... Πάσω, εγώ ε, σχετικά με την αφισοκόλληση, όταν δρομολογηθεί αυτό και μπει στην πράξη, προσωπικά επειδή είμαι φοιτητή στην Αθήνα, στη Φιλοσοφική Σχολή, μπορώ σίγουρα να τυχοκολλήσω σε πανεπιστημιακούς χώρους, στους οποίους βρίσκομαι κοντά, κοντά στην Πανεπιστημιούπολη, δηλαδή, η Πολυτεχνιούπολη, και στο κέντρο, όπου χρειαστεί, όταν αυτό το θέμα ε, μπει σε πράξη, θα είμαι εδώ. Παιδιά, εγώ πάντως για Θεσσαλονίκη, λέω τις ποσότητες αφήσεις και flyer, να τις μειώσουμε τουλάχιστον στο μισό, δηλαδή, στη Θεσσαλονίκη υπάρχει και ένα κέντρο που μπορείς μόνο εκεί πέρας να κολλήσει στο κέντρο, θα έρθει ένα όρο κόσμος. Τι θέλουμε τόσες χιλιάδες αφήσεις και flyer, παιδιά. Παιδιά, ναι, μένα εμένα μου φαίνονται εξάλλου και ο Γκρέτσα είπε ότι από 2.000 στα 500 τα κράτησε σπίτι του. Γιατί δεν χρησιμοποιήθηκαν. Ωραία. Νέα νούμερα. Βασικά, ποια είναι τα παλιά. Μπορεί κάποιος να το γράψει. Σου γνωρίζω ε... και τις αφήσεις. Δεν θυμάμαι για νούμερα, αλλά τώρα εδώ κάποιος είπε για 6.000. Και Αλεξανδρόπολη, από ότι είπε, Αλέξη, δεν χρειάζονται πολλά. Γύρω στα 300 είπε Αλέξη, αν θυμάμαι καλά. Για τα flies λέμε, εεεεεεεε ε, ε, ναι. Λίγα τέλο πάντων, όχι πολλά. Να φανταστεί σε μια μεγάλη ποσότητα. Ε, θα τα, με την, με το σκεπτικό. είπα τον αριθμό με το σκεπτικό να τα μοιράσουμε στο χέρι για να μην, μην ε, πετάει περίπου πε, στον δρόμο. Ε, οπότε νομίζω 300 θα είναι μια χαρά. Στην Αθήνα μπορείτε να βάλετε σε όλα τα πράσινα να χρησιμοποιήσετε. Ξέρω εγώ τα μέσα μαζί με τα φορά. Αλλά άμα είστε λίγα άτομα, εντάξει, θα υπάρχει πρόβλημα. Ωραία. Λοιπόν, όσον αφορά αφησοκόλληση, αν γίνεται, παιδιά, ε, αν, αν, ανοίξτε άλλο, κάποιο άλλο thread για να προχωρήσουμε. Όσον αφορά τα νούμερα των, των αφησών, ε, να πούμε γρήγορα-γρήγορα πόσα, πόσα νούμερα είναι για να προχωρήσουμε επίσης. Και έχω και μια... Ε, απλά ε, σχετικά με την αφησοκόλληση, να πω το εξής... Ε, επειδή δεν μου αρέσει γενικά σαν πρακτική να κολλούνται χιλιάδες αφίσες και με αποτέλεσμα να ρυπαίνουμε και τους χώρους, όταν τεθεί αυτό το θέμα πλέον ε, και αρχίσουμε να αυσοκολούμε, καλό είναι να είμαστε μεθοδικοί και να κολλάμε σε στρατηγικά σημεία. Αυτό μόνο. Καλά. Ε, δεν θέλει και θέμα ε, τόσο πολύ ρήπανση άμα οι αφήσει ε, είναι συγκεκριμένο αριθμό και τοποθετηθούν ε, με προσοχή και υπευθυνότητα. Και θα μπορούσε ξέρω γώ, να εφαρμοστεί κάποιο σύστημα ε, που θα μπορούν να, να τι ξαναδούν μετά τα ίδια παιδιά και να τι ξαναπάουν να τι ξεκολλήσουν. Δεν θέλει το θέμα. Δηλαδή να ασκηστούν, όπω έτσι. Λοιπόν, νούμερα, αφήσει πόσε. Για την Θεσσαλονίκη, αφήσει. Επειδή λογικά, μισές πάνω, μισές κάτω θα είναι, εντάξει. Κάπου εκεί. Εγώ πιστεύω 20 αφήσει είναι αρκετέ. Πόσες? 20 αφήσει για Θεσσαλονίκη. Όχι, ρε φίλε μου, λίγες είναι. 20, 20 αφήσες θα βάλω στο σπίτι μου. Παιδιά, ε, <σχέρω> το σχέδιο, <σχέρω> αν, είναι να, αν είναι να γεμίσουμε σε όλους τους τοίχου και μετά από λίγη ώρα να καλυφθούν με άλλες αφήσει, οκ, okay, να το κάνουμε. Αλλά άμα είναι να πάμε μόνο σε στρατηγικά σημεία, σε συγκεκριμένα σημεία που θα τραβάει το βλέμμα, είναι άντε maximum 50 α πούμε και μαζί με άλλες 2.000 flyers νομίζω είναι αρκετά για προώθηση. Εγώ θα έλεγα 100 αυτή και συμφωνώ στα 2.000 φλάιρ για Θεσσαλονίκη. Και μάλλησα μου φανάζει ότι θα μπορούσε να χαμηλώσει και λόγω αυτό το νούμερο, να 500 flyer. Γκράτσια, ε, νομίζω 20 είναι λίγε. Δηλαδή, 20 υπολογίζουν να καλύψουν όλη την Αλεξανδρούπολη για να καταλάβει 20 αφήσει. Λοιπόν, παιδιά, παιδιά, σκόψω... μη, μη χανόμαστε. Ακούμε πρώτα. Έχουμε Αθήνα. Πόσε λέτε, οι Αθηναίοι μόνο. Έχουμε θέμα, ρε Λεάρχε, πόσε θα μπουν. Εγώ, α πούμε, θέλω να πάω στη. Πού να σπονδωρακά, το πειράσουμε στη... στο μικρολίμονα και αυτά και να μιλήσω με όλου του καταστηματάρχε να βάλουν όλοι οι αφήσει στο μαγαζί. Αυτό είναι 100 είναι άφησει είναι τουλάχιστον. Μόνο του. Το ξέρω. Μα, και ναι, να μπαίνει ναι, ο κόσμο ναι, και να βλέπει ναι. την αφίσα. Μα ναι, ακριβώ αυτό λέω. Να, τα χωρι, να, να χωρίσουμε κατά μη, μη λέει ο καθένα. Όχι μόνο για Θεσσαλονίκη, νομίζουν έτσι. Για Αθήνα, έτσι. Καθένα, ε, ο έκασο στο το είδο του. Λοιπόν, Αθ, Αθήνα, πόσε νομίζετε οι, οι Αθηναίοι, παρακαλώ. 100 είπε, πόσε είπε, Τάσο. Κοίτα, για Πασαλιμάνι, εγώ θέλω 100. Για Πασαλιμάνι, όχι για Πειραιά. Όχι. Ε, ε, τάσο. Περιμένετε λίγο, παιδιά. Ε, πρώτον, λαμβάνουμε υπόψη την Αθήνα, σε πόσα μέρη και κατά πόσες, και τα άτομα που, είναι, που, είναι, που μπο, μπορούν να, να βοηθήσουν στην αφησοκόλληση. Μην βάλουμε 2.000 για Αθήνα και να είναι μόνο ένας αφησοκολλητής και κολλήσει 200-300 μόνο, καταλάβατε. Οπότε, ε, οι Αθηναίοι, παρακαλώ, κάντε case. Επίσης, ένα άλλο θέμα είναι... Δεν βλέπω κάποιο λόγο γιατί δεν κάνει το Πασαλιμάνι. Απλά βλέπω κάποιο λόγο να κάνουμε ένα target group σε περιοχές όπου ο κόσμος που θα, θα περάσει από εκεί και θα δει τι αφήσει να έχει κάποιε πιθανότητε να βρεθεί στο μικρό κόσμο. Ε, ίσως το Πασαλιμάνι δεν είναι και τόσο ενδεδειγμένο χώρο. Θα προτιμούσα περιοχέ εκεί ε, πιο κοντά, να το πω έτσι. Αν δεν κάνω λάθο, επειδή μια ανατροπή α πούμε οι Αθηναίοι δεν πολυτραβιούνται στον Πυριακή και το αντίστοιχο Πυριακό δεν ανεβαίνουν πολύ πολύ Αθήνα. Ωραία. Να προτείνω κάτι. Ε, πάνω σε αυτό που είπε πριν, ότι α πούμε τα παιδιά που είναι διατεθειμένα να κάνουν αφισοκόληση, α γράψουν από κάτω στο chat. Πού θα κάνουν αυτοσκόλυση και τι αριθμό θέλουν. Ο καθένα δηλαδή. Σωστό Δημήτρη, σωστό. Παιδιά, καλό θα ήταν να μην πνίξετε την Αθήνα, σα αφήσει έτσι. Βάλτε μία-δύο σε πολύ κεντρικά σημεία. Όχι, ξέρω εγώ, 50-100 ανά προάσπιο. Α Λοιπόν, Αθηναίοι, παρακαλώ, σα παρακαλώ για να τελειώνουμε. Μια πρόταση Είχα. έκανα. Συγγνώμη. Είναι. Και εγώ δυνητικά Αθηναίω είμαι, άντε. Αλλά δεν μένει εκεί Ναι όχι ε, μόνιμα ε, να, να ρωτήσω κάτι ε, Μπορεί να έχασα κάτι ε, Βοηθήστε με σε αυτό Με το θέμα των αφισών, ε, Υπάρχουν δύο τίνα έτσι; Που δεν έχω καταλάβει ποιο από τα δύο λειτουργεί εδώ Υπάρχει ένα συνολικός αριθμός αφισών, Στον οποίον έχουμε συμφωνήσει Και για τις οποίες έγινε καταμερισμός Ή τώρα λέμε Μερικός Πόσε θέλει η Αθήνα, πόσε θέλει η Θεσσαλονίκη, πόσε η Αλεξανδρούπολη, Για να θρίσουμε τελικά. Το δεύτερο. Αυτό που είπε τώρα. Λοιπόν, χίλιε για Αθήνα είναι αρκετέ. Πολλέ δεν είναι. Δεν ξέρω οι Αθηναίοι, παιδιά, πείτε. Οι Αθηναίοι, οι άλλοι μην πετάγετε, please. Και πολλέ. Α5 θα είναι, έτσι. Α, α, α, α5 είναι πολύ μικρή. Τι θα είναι τελικά. Ε, εγώ θα έλεγα πρόχειρα 500, δηλαδή αν. Αν δεν κάνω λάθος, αυτοί που θα συμμετέχουμε σε αφησοκόλληση στην Αθήνα θα είμαστε 3-4 άτομα, 5, άρα να θέλει 100 ο καθένας μας. Εγώ προσωπικά νομίζω 100 αρκούνε για μένα, α πούνε και οι άλλοι. Εμπόλεση. Ωραία, 500. Μήπως είναι να, να, να τι κάνουμε λιγότερο, οι υπόλοιποι Αθηναίοι. Ε, βλέπω κάτι άλλο 200. Αυτά τι είναι, παιδιά. Θα, θα, θα, σου, θα σου πω μετά, είναι sizes στο, από αφήσει. Παιδάγια, ε, ε, εδώ πρέπει να φύγω. Θα ακούσω το υπόλοιπο σε recording. Καρολέ, εγγράφεις αλφα 2 κατω. Τι είναι αυτό. Το μέγεθος τη αφήσα. Ναι, ενώ έχουμε βασίσει ότι θα είναι αλφα 2 ή θα είναι α 3. Τι θα είναι. Ε, σε τελευταία συζήτηση που κάναμε από την Παρασκευή, νομίζω δεν θυμάμαι, ε, κλείναμε προς το α 2, για διάφορους λόγους. Εάν πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει Α3, να το συζητήσουμε. Εγώ πιστεύω προσωπικά ότι πρέπει να γίνει Α2. Γιατί πρέπει να είναι ευδιάκριτη. Να μπορεί να διαβάσει ο άλλο τα γράμματα, να κάνει μπάμα από μακριά. Α3, με τα γράμματα που έχει πάνω, δεν αφαίνεται τίποτα. Θα πρέπει να φτάσει στο μισό μέτρο για τη διαβάση. Ωραία. Αν έχει γίνει η συζήτηση επί του, επί του συγκεκριμένου και έχετε αποφασίσει ότι θα είναι Α2, Α2. Εγώ μαζί. Okay. Σίμο το Ζέπελινγκ έχουν επιστρέψει, δεν μπορώ να το νοικιάσω. Δανικό ήταν και αυτό. Ωραία, ωραία. Καταλήγουμε λοιπόν σε νούμερο για Αθήνα στις πόσες ε, α2 αφίσες. Τώρα σκέφτομαι υποθετικά πόσες θα μπορούσαν να χρειαστούν ε, και ταυτοχρόνως ε, και τονίζοντας ότι καλό είναι να κάνουμε και οικονομία στις αφίσες. Οπότε προτείνω συνολικά για Αθήνα 300 με 400 στο πολύ. Υπόλοιποι θα συμφωνήσω 200, 300 με 400. Να, ναι. 400. 3. 300. 300. 300. Και 400 και 400 καλά είναι. Αν πρέπει να μπουν σε μετρό και σε μετρό δεν θα μπει μία. Σε σταθμούς θα πρέπει να μπει σε όλους τους σταθμούς του μετρό. Σε όλους τους σταθμούς του ΙΣΑ, ε, Κατά Καταπροτίμηση ε, αν γίνεται σε στάσεις Ισάπ. Σε πανεπιστήμια όποιο μπορεί να δισβάλλει. Και σε άλλα κεντρικά σημεία. Εάν υποθέσουμε ότι ένα σταθμός μετρό μπορεί να πάρει και δύο, και τρεις, και τέσσερις, αναλόγω της εξόδου που έχει και τα σημεία που έχει, μόνο το μετρό θα φύγουν μία πενταριά αφήσεις χαλαρά, κατώς ίσω, ίσως, με το σταθμό που έχει. Παιδιά, αν όλες κάποιος, για, για μετρό, εάν μπορούμε να φυσοκολήσουμε και μέσα εάν θα μας πλακώσουν στο ξύλο η security? Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Oh, πώς, πώς. Νομίζω, νομίζω ότι υπάρχει ε, σύστημα πληρωμού για το μέτρο και δεν σου επιτρέπουν να βάλεις έτσι απλά μια φύσα. Στις εξόδους, όχι μέσα στο μέτρο. Μέσα στο μέτρο απαγορεύεται να κάνεις τέτοια πράγματα. Είναι όλα νοικιασμένα. Αυτό σου λέω. Ε, στις εξόδους τι είναι ακριβώ, Μέσα στην τρύπα, στις σκάβες που κατεβαίνουμε και εκεί πέρα απαγορεύεται πάνω στους τείχους. Έξω από το μέτρο. Εμάς. Έξω, σε κολόνες. Α... Σε, σε εξόδους. Ενώ έξω από το μέτρο. Okay, αν δεν μας δουνε θα πάμε να βάλουμε. <σβή savior> Εντάξει. Σαν, σαν, σαν πόλη έχουμε <σ pages> χιλιάδες στήλους από εδώ και από εκεί να έχουν φυτρώσει, οπότε υπάρχει χώρος. Να ρωτήσω κάτι. Μετάω μία <safe Knife>. ερωτήση. <safe> ερωτή. Έλα, πες σήμα. Sorry, έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, ε, μπορείτε αν είναι δυνατόν να μου πείτε στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ποιοι είναι οι υπεύθυνοι για τις αφήσεις στη ο Φώτης. Στην Αθήνα ποιο είναι, Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Ε, κοίτα, για αξιοκόλληση φαντάζομαι μιλά σωστά. Ναι, για τη διεκπαιρέωση τη διαδικασία τη αφήσα. Ωραία. Όσον αφορά την αξιοκόλληση, ένα είμαι εγώ, άλλος άλλο από ό,τι λέει είναι και ο Βαγγέλη, είναι και ο Κωνσταντίνο. Ε, αν χρειαστεί κι άλλο, πιστεύω θα βρω κάποιον να έρθει μαζί μου, εκτό και αν θέλει κάποιο από εδώ. Τρει, τέσσερι, πέντε, εκεί θα είμαστε. Αυτή είναι στην Αθήνα. Ωραία. Ε, να τώρα τη δεύτερη ερώτηση. Ε, κι εγώ. Έχω προταθεί προσωπικά και είμαι μόνο εθελοντή που έχω πει για αυτά τα πράγματα. Ωραία. Για εμά εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Για να βγάλετε αυτού του αριθμού που λέτε, έχετε ανοίξει χάρτη για να τα βγάλετε. Πού θα τα βάλετε, Γιατί ακούγατε τεράστιου αριθμού. Αυτό, αυτό σήμα είναι στην, στην κάθε ομάδα τη κάθε πόλη. Βασικά θεωρώ ότι καλό είναι να μην το συζητήσουμε εδώ και τώρα, γιατί είναι μια και ο χρόνο τρέχει και πολλοί άνθρωποι έχουν δουλειέ. Ε, αν, ε, αν είναι ρε παιδί μου, κάντε, κάντε πώ στο φόρουμ. Το έχουμε το φόρουμ το και το χαιρόμαστε. Οπότε να, να, να τα δουλεύουμε εκεί τα επιμέρου ε, θέματα. Δεν ξέρω παιδί, αν δείτε πώ. Αυτά τα διαδικαστικά ναι. είναι που θα δώσουν και το αποτέλεσμα. Ναι. Αυτή είναι η βασική δομή που θα μα δώσει το αποτέλεσμα. Θα δώσω το σε είναι... είμαι... Περίμενε, περίμενε κλαρχέ. Αφού είμαστε εδώ σήμερα όλοι, ε, α μαζευτούμε αυτοί που θα είμαστε για Αθήνα μετά το meeting, αν έχουμε χρόνο. Να κάτσουμε να πούμε δύο λογάκια για το τι και πώ. Και πού θα μπουν και να βγάλουμε μπαμ μπαμ ένα νούμερο δεν είναι πολύ δύσκολο παιδιά είναι εύκολο. Α κάνουν το δύο και οι Σαλονικείς έτσι ας κάνετε και το ίδιο και εσεί επάνω στην Αλεξανδρούπολη αν θέλετε. Ναι 10-20 λεπτάκια ξερωγόμενα χάρη ο καθένα μπροστά του να δώσει τα νούμερα και το βγάζουμε μπαμ. Και πάμε και το ποστάρουμε μέσα σήμερα και τελειώνει σήμερα το θέμα γιατί δεν έχουμε χρόνο. Ωραία μισό λεπτό τώρα μισό λεπτό. Λοιπόν, είχαμε μείνει, ε, με, με, όλες τα, με, με όλες τις παρακάμψεις, είχαμε μείνει στις αφίσες. 300 αφίσες για Αθήνα, κλείνει ή θέλουμε να βάλουμε και 400. Να το συζητήσουμε με τα κλέαρχε, αμέσως μετά το meeting. Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλετε και ε, να, να πούμε και για τα flyers και για τη Θεσσαλονίκη αυτά τα πράγματα, μετά ή να τα πούμε τώρα. Έχουμε <συσκλή> όφαση ότι θα είναι flyers. Για, καταρχά, η αφή σα εδώ είναι πολύ απλά τα πράγματα. Πιστεύω ότι μόνο ο Ναβαρίνου και η Βαλαρή να βάλουμε θα περάσει χιλιάδε κόσμο στο τυρί και νομίζω ότι το 100 είναι ένα καλό νούμερο για Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρω τι λένε οι υπόλοιποι. Ναι, ναι, συμφωνώ. Και, και εγώ και σκεφτόμουν 80 με 100, α πούμε. Ναι, παιδιά, με καλή σχέση. Ότι προσπαθείτε να προκαλέσετε έκρηξη πάθου στο προσεχέ μέλλον όταν ακούσει το νούμερο 100, έτσι. Ναι, ναι, γνωστό ο Παιδιά, ναι, οπότε ετοιμαστείτε για πολύ πάθος. Εντάξει, <χει> <χει> οι 500 αφήσει είναι πάρα πολύ. Θέλω και μια-δυο για τσαλάμινα, ε? τρεις. Όχι, ο θελει παραπάνω πάει και την πόνη μόνος του. Μα, ναι. αρχίσει και σκέφτες όπως σκέφτομαι. Λοιπόν, θες να από τις ναι περσινές, ναι, ναι, γιατί από προ... ναι, ναι. τις αφήσεις... έχω καμιά δεκαριά στο σπίτι και από αφήσεις. Λοιπόν, παιδάκια, εγώ θα σας αφήσω εδώ πέρα. Θα ήθελα πολύ να συμμετάσχω και στα επόμενα. Πρέπει να κάνω κάτι. Αν προλάβω, καλώς. τα πατέρα. Εντάξει, μπαμπά. Μα γιατί με λέτε μπαμπά και πατέρα, μπορείτε να με εξηγήσετε. Απλώς, παιδιά. Έχει καθαρά κάτι καθαρά πέτρε, να που φωνή σου. <laughs> Εντάξει. Ωραία, λοιπόν. Ε, όσο μπορεί θα να ξανάρθω, να δω αν κοιμάστε, αν είστε φρόνιμοι. Okay. Λοιπόν. Μπαμπά μαμά τι κάνει. Γαμώτο. Γαμώτο. Κάνω... <laughs> Άντε. Λοιπόν, flyers, νούμερα. Όχι, όχι, συγγνώμη, συγγνώμη, χίλια, συγγνώμη. Αλεξανδρούπολη, ε, αφίσες νούμερο. 20 και 150 flyers. Λοιπόν, ε, και Αθήνα, Θεσσαλονίκη, flyers. Για Θεσσαλονίκη, 2000 είναι αρκετά. Ποια τα flyers πώς ακριβώς θα χρησιμοποιηθούν, θα περνάμε τα μάξη και θα τα σκορπάμε ή θα κάνουμε κάτι καλύτερο. Ε, αυτό που κάναμε παλιότερα ήταν να βγαίνουμε ας πούμε, σε παρέιες ζευγαράκια και να μοιράζουμε στον κόσμο, το οποίο είχε σχετικά μικρή απόδοση και πιστεύω ότι... Α, στη συνέχεια στήσαμε ένα τραπεζάκι με αφήσει και ερχόταν ο κόσμος και έπαιρνε ο ίδιο τα flyers, το οποίο είχε μεγαλύτερη απόδοση, αλλά φέτος ε, θεωρώ ότι άμα πάμε και σε κάποια συγκεκριμένα μαγαζιά Όπου πηγαίνουν γενικά και αφήνουνε διάφορα uh, packs, packs με flyers. Και αφήσουμε 20 άδες, ας πούμε σε διάφορα μαγαζιά και που και που ελέγχουμε αν εξαντλήθηκαν, θα είναι ακόμα πιο αποδοτικό. Εγώ συμφωνώ με τον τρίτο τρόπο. Το να μοιράζει flyers στον δρόμο πιστεύω ότι είναι 99% θα πάνε στα σκουπίδια. Συμφωνώ, συμφωνώ και εγώ. Καλύτερα να είναι στήνε, με 20-30. Ε, ε, αν είναι κάποιο εδώ από Θεσσαλονίκη. Να ενημερώσει αν είναι δυνατόν το Φώτη ότι όταν θα μιλήσουμε για την πρότασή του Τετάρτη για να δούμε αν θα είναι η τελική όντως αυτή, που θα μας προησιάσει δηλαδή την πρότασή του θα χρειαστεί να το στείλει ίσω γιατί μπορεί να χρειαστεί να το ανατυπώσουμε κιόλας ξανά. Να κάνω μια ερώτηση. Πώ σα φαίνεται είδα να δίνουμε ε, 100 flyers όσοι, σε κάποια καφετέρια. Το είχα κάνει παλαιότερα και είχε αρκετά καλή για, Όχι για ζαϊτ για κάτι ξεχωριστό. Είχα σε να επικοινωνεί με τον μαγαζάτορα τέλο πάντων. Του είχα δώσει περίπου 100-150 flyers. Δεν θυμάμαι πόσα ήταν. Και τον είχα παρακαλέσει, αν μπορεί, μαζί με το μενού πάνω στο τραπέζι, εγώ, να αφήνει και ένα φυλάδιο κάθε φορά που θα αλλάζουν το τραπέζι. Όσοι, και είχε καλό, είχε, πήγε πάρα πολύ καλά. Ναι, ναι αυτό λέμε να κάνουμε. Παιδιά. Κοιτάξτε, λοιπόν, να... και εμεί αυτό λέγαμε, να αφήνουμε μικρά πακετάκια σε διάφορε καφετέρειε που ξέρουμε με, και δικό μα πηγαίνει. Εγώ προσωπικά, επειδή δηλαδή, δουλεύω και στο Πανεπιστήμιο, μπορώ να βάλω και εκεί πέρα συμβιβλιοθήκη. Οπότε κάτι έτσι να γίνει, ώστε ο άλλο το ενδιαφέρει να το παίρνει. Γιατί όταν το μοιράζει τον δρόμο, δεν ξέρει που να ενδιαφέρει και το πετάει. Λοιπόν, συγγνώμη λίγο. Έχουμε ξεφύγει από το θέμα μα. Πόσα νούμερα φλάει στη Θεσσαλονίκη και Αθήνα? Αυτό ψάχνουμε ρε Claire, για να σου βγάλουμε τώρα νούμερο, θα πρέπει να δούμε πώς τα χρησιμοποιήσουμε ουσιαστικά. Ωραία, οπότε μετά και αυτό το θέμα, έτσι? Ναι, ναι. εγώ νομίζω γύρω στα 1500 καλά, Βανίλδα. κάπου και να παιδιά, και εγώ πιστεύω 1500, οτιδήποτε, οποιοδήποτε νομίζω ανάμεσα 1500 και 2000 με βρίσκει σύμφωνο. Λοιπόν, πώ είπαμε, ή μετά θα τα πει τελικά. Ε, καλύτερα, παιδιά, 2.000 γιατί 1.500 ήταν πέρσι που κάναμε μόνο διανομή και περίσσεψαν κοντά στα 500. Άμα αυτά τα αφήσουμε σε καφετέριες και μαγαζιά είμαστε μια χαρά. Ωραία, Θεσσαλονίκη. Τι πιστεύω, νούμερο, είπε... 2.000. Και οι Αθηναίοι συμφωνούν, συμφωνούν οι για 2.000. Εγώ είμαι οκ. Okay. Άρα έχουμε 4.150 σύνολο. Κάτσερε! Περίμενε. Ε, να πούνε και οι άλλοι Αθηναίοι, αν ε, τη γνώμη τους πάνω σ' αυτό. Α, ναι. Εγώ είμαι ok, ας πούμε. Ε, μια ερώτηση, τα πλάιγερς, που λέτε είναι μικρά φυλλαδιάκια που δίνονται χέρι με χέρι. Α5, ναι. μισό α4, μάλλον. Εγώ θα πρότεινα, όπως έχω γράψει και στο chat, οι αριθμοί που είπαμε για φύσες, 300, 300, 200 και 20 επί 2 ή επί 3. Τώρα, αν νομίζετε ότι είναι λίγες, δεν ξέρω. Οπότε, προτείνει προτείνεις περίπου 700 με 1000 flyers, αν κατάλαβα καλά. Ε, ναι, για Αθήνα, α πούμε, 800 με 1000. 1000 μάξιμο. Άσχετο. Ε, μάλλον όχι σχετικό. Ε, ξέρει κάποιος ε, πόσο χρόνο θα έχουμε από τη μέρα που θα τυπωθούν και θα περάσουν στα χέρια μας τα flyers και αφίσες; Ε, έχουμε ώστε να κάνουμε τη δουλειά, να δούμε θα προλάβουμε δηλαδή. Καμιά βδομάδα με δεν θα είναι, ξέρω εγώ. Ή μάλλον όχι μια θεωρώ... θεωρώ ότι μια βδομάδα φτάνει και περισσεύει. Δεν ξέρω, θα, θα μα πούνε όσοι έχουν εμπειρία από τι εκτυπώσει. Από τη στιγμή που θα δοθεί η παραγγελία, περίπου πόσε κάνει να, να εκτυπωθεί. Παιδιά λογικά μέσα σε τρει-τέσσερι μέρε είναι έτοιμοι. Ανάλογα βέβαια τον όγκο. Γι' αυτό καλά είναι τον όγκο να το σκεφτούμε ξανά. Και προτείνω εδώ να το, να το συζητήσουμε στο φόρουμ και όχι να κλείσουμε έτσι αμέσως. Επίσης, ε, γιατί πρέπει να σκεφτούμε και το άλλο, το θέμα των δράσεων. Ε, Αφισοκόλληση και προώπιση με flyer, θα γίνει λογικά νομίζω τρεις φορές. έτσι αποφασίστηκε τουλάχιστον να στη Θεσσαλονίκη. Οπότε πρέπει να κοιτάξουμε να έχουμε περιθώριο. Λογικά για μένα η τετάρτη είναι deadline. Οπότε, πλά, Απλά εγώ πρώτα να, να το συζητήσουμε εδώ πέρα για να φτάσουμε σήμερα σε μία απόφαση. Γιατί όπως και να το κάνουμε στο φόρουμ υπάρχει έτσι μια καθυστέρηση. Οκ, okay, ας κλείσουμε τα σήμερα εδώ ή το αργότερο στα groups, γιατί κάπως πρέπει να γίνει, να το ανακοινώσουμε κιόλας, να ξέρουν και οι υπόλοιποι. Και μέχρι Τετάρτη που θα είναι έτοιμο το υλικό που θα έχουν κάνει τα παιδιά με το Photoshop, ε, θα έχουμε... Λογικά έτοιμο και τον αριθμό για να δώσουμε την παραγγελία. Την παραγγελία με την έννοια ξέρετε να μα βγάλουμε προσφορά καινούργια τιμή. Λογικά γιατί θα αλλάξει ο Όκος τώρα, εννοείται. Οπότε να, να προλάβω και εγώ να το διαπραγματευτώ. Σωστά. Όταν τα παιδιά, με το υλικό να μου το κοινοποιήσετε, να το βάλω και στο ιστολόγιο, γιατί έχω πολύ μεγάλη επισκεψιμότητα. Μετά την Τετάρτη, αυτό το υλικό που θα βγει από το Αντώπ, κάποιο να αναλάβει την ομάδα μου, το στείλει να το βάλω. Σαν μπάνερ κάτι για να το προβάλλω εντελώς πάνω στα αληθινά ψέματα. Ε, Γιάννη, καλησπέρα. Δώ, δώσε μου το email σου, να, να το βάλω στο type with me, να, να το έχουμε. Γεια σου, Ρέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Μπήκα λίγο απότομα, αλλά έτσι είμαι εγώ. Εμφανίζομαι και εξαφανίζομαι. Λοιπόν, ε, κάνω spell στα αεροπορικά. Όποιος γνωρίζει γράφει <laughs> το mail μου. Πάπα αλφα, november tango. Πες το, πες το. Ε, επαναλαμβάνω. Over. Πάπα, Α, Νοβέμπερ, Τάγκο, Σιέρα, Ινδία. Παπάκι, hotmail.com. παντζόσι, at hotmail.com. Το. Κόπι. Το Κόπι. Αεροπορικό κι αυτό. Το αντιγράψατε, σα τα λέω. Πάπα, Α, Νοβέμπερ, Τάγκο, Ζούλου. Οσκάρ, Σιέρα, ίνδια. Παντζο, Ωραία. Okay, thanks, man. Εντάξει, σας αναμένω. Προτείνω σχετικά με τους αριθμούς για να κλείσει αυτό το θέμα, μιας και το ξεκινήσαμε. Ας δώσουμε αριθμούς κατά προσέγγιση ε, και να βάλουμε ένα deadline μέχρι την Τετάρτη να οριστικοποιηθεί ο αριθμός, αν θα είναι 100 πάνω, 100, 100 ε, κάτω. Ε, Τελειώσαμε με τις αφήσει, Είμαστε στα Flyers. Ε, ως, ως προς την Αθήνα, ακούστηκαν δύο απόψει. το Αναστάσιο που είπε για 2.000, η δική μου που είπα 1.000, να πούμε 1.500, για να προχωρήσουμε. Οκ, okay, Θεσσαλονίκη, 2.000. Αθήνα, το βάλα. Αθήνα, Α2 δεν είπαμε. Ωραία, Αθήνα, κοιμάστε. Ναι. Ε... Εγώ είπα τη γνώμη μου, δεν ξέρω αν ακούστηκα. Είπα για 1500, χωρί να έχω καμία εμπειρία από έτσι. Α μιλήσουν και άλλοι. Αναστάσει, Κώστα, δεν ξέρω. Κάποιο. Ο Κώστα πρέπει να είναι αφουκού. Ο Τάσο, ε, οι υπόλοιποι που θα κάνετε. Παγγέλει. Έλα, κλειάρχε, δεν δε σε άκουσα, συγγνώμη. Έλα, 1500 ε, έδωσε ο Κωνσταντίνο ε, ποσότητα. Για πε. Εντάξει, παιδιά, α είναι. Α είναι 1500 και βλέπουμε. Ωραία, κλεισε. Προ το παρόν τουλάχιστον, έκλεισε. Ωραία, πάει και αυτό. αυτό. Όλο έγινε για την εκδήλωση. Λοιπόν, προχωράμε. Ερωτήσεις κανένας για την εκδήλωση? Να κάνουμε μια σούμα, να δούμε που είμαστε συνολικά σε όλες τις πόλεις για α 2 και για αφήσει και για flyer. Μισό λεπτό, βάζω, σου βάζω τα νούμερα στο τσάτ. Ωραία, συνεχίζουμε. Ε, ε, λίγο κάτι, μήπως τα 2000 είναι πολλά για μας, Θεσσαλονίκη, να πούμε και εμεί 1500. Τι λέτε? Ναι, θα τα παιδιά, νομίζω ότι 2.000 θα είναι, θα μα φτάσουν, γιατί την προηγούμενη φορά για τη ZD είχαμε 2.000 αντίτυπα και το μόνο που κάναμε ήταν η διανομή στην Ναβαρίνου. Mm -hmm. Τώρα εφόσον έχουμε σκοπό να. και περίσεψαν κοντά στα 500. Εφόσον σκοπεύουμε τώρα να κάνουμε πέραν τη διανομή και σε διάφορες καφετέρειε να αφήσουμε κάποια πακέτα, νομίζω ότι 2.000 θα είναι αρκετά. Οκ, okay, οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Κατάληξαμε. Συγγνώμη, λίγο παιδιά. Ε, μπορεί κάποιος πώς θα το πω, α, να μας πει αν ε, ε, ξέρει ο οποίο να έχει εμπειρία σε αφήσει και φλάιρ και τα λοιπά σε κόστος περίπου για τι τάξη μεγεία μιλάμε ας πούμε θα είναι 300 με 400 ευρώ θα είναι 400 με 600 συνολικά αυτά εδώ πέρα είπαμε μέχρι τώρα μπορεί να γίνει μια εκτίμηση Παιδιά, από ό,τι θυμάμαι, πέρσι για τα flyers που είχαμε τυπώσει το 2000 ήτανε, τα είχαμε τυπώσει σε ασπρόμαυρο και ήταν πολύ χαμηλή τιμή. Δηλαδή πρέπει να ήταν κοντά στα 60 με 70 ευρώ. Ε, σε ασπρόμαυρο, σε μέγεθο ε, Α5. Ε, έχει νόημα να πούμε τώρα για την κάλυψη του κόστου. Ποιοι διατίθενται να συνεισφέρουν ή το αφήνουμε για αργότερα. Ε, πάνω σε αυτό θα κοιτάξω αν μπορούμε να. Κάνουμε κάτι με ένα στο site, πιθανώς. Η πρόταση που είχε κάνει ο Ιβάν. Ε, το ζήτημα είναι ποιος θα πληρώσει, όχι πώ θα πληρώσει. Μέχρι στιγμής είμαι εγώ. Είμαι και εγώ παιδιά, μπορώ να βοηθήσω σε αυτό. Ε, τώρα καλό είναι να μην αναφερθεί μέσα από σας και εκτό και αν το θεωρείτε, πώς να το πω, κι ε, εγώ θα συνεισφέρω το εγώ θα συνεισφέρω, παιδιά. Συνεισφέρουμε, αλλά η διαδικασία πώς γίνεται να συνεισφέρουμε, δηλαδή υπάρχει κάποιος παγιωμένος τρόπος για να μαζευτούν αυτά. Εάν δεν, δεν... Εάν δεν καταφέρουμε το chip-in, το οποίο χρησιμοποιήθηκε νομίζω και σε άλλα τσάπες, ε, θα μπει κάποιο post στο forum και στο Google Group αν είναι, για, να, ε, για ειδικό για αυτό το σκοπού, για να συνεισφέρουμε εκεί πέρα. Παιδιά, να προτελέπουμε Μήπω θα, θέλε... θα θέλατε αν έχουμε πρόβλημα με το τσιπίν, γιατί δεν χρησιμοποιούν όλη την ηλεκτρονική πληρωμή, Αν και είναι σίγουρο το πιο εύκολο, πώ θα θέλατε να αποφασίσουμε πόσοι είμαστε να πληρώσουμε και τα χρήματα να τα δώσουμε και να αποφασίσουμε ποιο θα πάει να κάνει τη δουλειά, Ναι, παιδιά. Ε, μπορεί απλά κάποιο να αναλάβει να δώσει τα λεφτά, να δώσει τον τραπεζικό του λογαριασμό και να πει πόσα έδωσε, να γίνει μια σώμα και να κατατεθούν τα λεφτά. Το τυπογραφείο που θα είναι, σε ποια πόλη, στον ύπο ή σε άλλε χώρε. Θα δούμε, δηλαδή, θα δουμε δηλαδη η προσφορα που έχω εγώ για παράδειγμα είναι αφορά μία την Αθήνα και μία τη Θεσσαλονίκη. Αν καταλήξουμε στην προσφορά τη Αθήνα, παιδιά είναι στην Αθήνα το τυπογραφείο, οπότε δεν ξέρω. Θα το δούμε. Οπότε ξέρει, αφήνει ή ορθαν αυτό που θα το μαζέψει, ρε. Ναι, ναι. Όσον αφορά τα λεφτά, έχετε πια άλλη αντιπρόσβαση, ή σα φαίνεται κάπω σας καφετέρια ή δεν ξέρω. Τα χρήματα, δηλαδή διανοή, πώ θα τα δώσουμε λογικά με την παράδοση. Όχι με την λέω παραδείγματο χάρη, α αποφασίσουμε ότι θα γίνει ας πούμε, το τύπο μα στην Αθήνα. Έτσι, λέμε, okay, πόσα λεφτά είναι, 500 ευρώ. Ε, πώ είναι να πληρώσω, εγώ λέω θα πληρώσω, λένε και άλλοι δύο-τρει. Ξέρω εγώ, ώρα παιδιά, όποιο θέλει να πληρώσει, προτείνω εγώ. Ε, α έρθει στην καφετέρια εκείνη τη μέρα ξέρω εγώ, που θα κάνουμε και live meeting, α πούμε. Και όποιο θέλει, θέλει, όσα θέλει, όσα μπορεί. Ε, α τα live, α πούμε. Και αυτό ρωτάω, αν υπάρχει κάποια αντιπρόταση ή κάτι καλύτερο ακόμα. Ναι, ε, εγώ προτείνω να γραφτούν σε ένα τετράβιο, να ξεκινήσει η κατι καλυτερο ακομα ναι εγω προτεινω να γραφτουν σε ενα τετραδιο να ξεκινησει η διαδικασια α πούμε, δύο-τρει πριν. Σε ένα τετράδιο το όνομα και το ποσό, καθένα, για να ξέρει ο καθένα, ανα πάσα τι ποσό έχει μαζευτεί. Εμεί, λογικά, την, την Παρασκευή που θα έχουμε συνάντηση, μπορούμε να μαζέψουμε κάποια χρήματα. Θα, ό, όσοι θα είμαστε εκεί, τέλο πάντων, θα καταβάλουμε ένα ποσό. Ωραία, οπότε θα υπάρχει ενημέρωση από το chapter, πούμε, με τη Θεσσαλονίκη ότι ξέρετε ότι η Θεσσαλονίκη έχει μαζέψει τόσα λεφτά. Ε, να γίνει το ίδιο και στην Αλεξανδρούπολη, ποιοι γιατί, εντάξει, σε αυτό που λε για την καφετέρια δεν μπορούμε να, συ... να έρθουμε όλοι μαζί στην Αθήνα για καφέ. Και, και Καλύτερα, θα είναι, καλύτερα θα είναι να ξέρουμε το ποσό περίπου. Οπότε να συνεισφέρει το μισό ποσό η Αθήνα και το υπόλοιπο η Θεσσαλονίκη. Και την Παρασκευή, εμεί που θα βρεθούμε, ξέρουμε περίπου πού θα βαδίσουμε. Να ρωτήσω όμω κάτι. Ωραία, παιδιά, ακούστε πώ θα την διαδικασία. Όπα, Ο Μάικλ. Τάσο. Όχι. Λέμε ότι θα τα δώσω τα μισά η Αθήνα και τα άλλα μισά η Θεσσαλονίκη. Οκ. 250 εμεί, 250 εσεί. Επειδή εσεί δεν μπορείτε να έρθετε κάτω και δεν το ζητάμε φυσικά, μπορείτε να κάνετε ένα δικό σα meeting, να μαζέψετε αυτά τα 250 ευρώ ή όσα τέλο πάντων μπορείτε να μαζέψετε. Να τα μαζέψει ένα και αυτό ένα να μιλήσει μαζί μου τέλο πάντων να του δώσω ένα λογοριασμό. Να, μου, έτσι, να κάνω την ανάληψη και να πάω να πληρώσω ή όποιο άλλο είναι. Να ρωτήσω κάτι. Ε, επειδή ίσως γενικότερα σαν κίνημα, σαν οργανισμός όπως θέλετε πείτε το και μελλοντικά θα υπάρχει θέμα λεφτά, πληρωμές κλπ. Για οτιδήποτε δράση κάνουμε. Δεν είναι πιο σωστό να οριστεί ίσως όχι τώρα αλλά σε κάποιο άλλο meeting ο κλασικό ένα ταμείας, ας πούμε, στο κίνημα, ώστε να αναλαμβάνει έσοδα, έξοδα και τα έσοδα μπορεί να είναι από κάποιο meeting, από κάποια αργότερα συνεισφορά, οποιουδήποτε κλπ, ώστε η όλη διαδικασία να είναι πιο εύκολη. Καλύτερα όχι για θα... την ταμιε... πέση μου. Εγώ δηλαδή πιστεύω ότι ταμείες πρέπει να αλλάζει συνέχεια, ανάλογα να... αν έχουμε δυνατότητα. Αν ένα αναλάβει το να γίνει ταμείες, δεν μπορούμε να αναγκάσουμε να χάσει την ώρα του αν έχει κάτι άλλο να ασχοληθεί, γιατί το κείμενο είναι εθελοντικό. Το να ορίζουμε κάποιον ταμείες σημαίνει ότι δίνουμε κάτι να το κάνει μόνο και αυτό. Να το κάνει. Παιδιά, είχαμε το ίδιο πρόβλημα στο GR για κάποιες δράσεις. Ε, είχα εισηγηθεί κάτι το οποίο το εφαρμόσαμε και δήλωσε πάρα πολύ καλά. Λοιπόν αυτό έχει ω εξή Ανοίξαμε ένα λογαριασμό σε μια τράπεζα και πήραμε τον αριθμό iBank. Αυτό τον κοινοποιήσαμε στα μέλη και κάθε μέλος πήγε να έβαζε 5, 10, 15 ευρώ και σε αιτιολογία κατάθεση έγραφε το όνομά του. Μετά φωτογραφίζαμε τις καταθέσεις από το eBanking και βγάζαμε τα παραστατικά να είναι και να τα βλέπουν όλοι μέσα σε ένα κλειδωμένο thread στο φόρουμ. Δηλαδή όταν έχεις το iBank και βάζει ο καθένα σε αιτιολογία κατάθεση στο ονοματεπώνυμο του, ξέρουμε ο καθένας πόσα έχει δώσει. Αυτά τα δημοσιοποιούσαμε και ανοιχτά έχει ο καθένας πρόσβαση και βλέπαν όλοι ποιο έχει δώσει τι και πόσα έχουν μαζευτεί. Το θέμα είναι ποιο θα πάει αύριο το πρωί, να ανοίξει ένα λογαριασμό με 3 ευρώ, να παραλάβει ένα νούμερο iBank, να το κοινοποιήσει σε όλους μας και να κάνουμε ένα έμβασμα 15, 20, 25 ευρώ, αλλά πρέπει για να έχουμε πρόσβαση και να υπάρχει διαφάνεια στην αιτιολογία κατάθεση να βάζουμε όλοι ένα ονοματεπώνυμο για να ξέρουμε ο χούς χού. Παιδιά, εγώ είμαι πολύ κατά να υπάρχει ταμείο γενικά στην ομάδα. Ήτανε, αυτός ήταν ένας από τους βασικούς λόγους όλες αυτές τις τασερίες που έγινε στην GR. Το καλύτερο είναι κάθε φορά που θα προκύψουν κάποια έξοδα να βγει πόσα λεφτά χρειαζόμαστε και μετά να μαζευτούν. Άμα έχουμε ταμείο με συνδρομέ και δωρέες και τέτοια, θα, θα οδηγηθούμε σε πολύ άσχημες εξελίξεις. Καλό είναι να μην υπάρχει το χρήμα στην ομάδα, στο, στο κίνημα, παρά μόνο όταν υπάρχει ανάγκη. Ε, το VR δεν είχε κανένα θέμα και πρόβλημα με τα χρήματα. Οποιεδήποτε δράσεις γίνανε και τυπώσαμε 2 και 2.500 DVD, αφορούσε πολύ μεγαλύτερο ποσό από αυτά τα χρήματα που συζητάτε. Μιλάμε για 1.500-2.000 ευρώ γίνανε με τον τρόπο που σας είπα διαφανέστατα, είδαν όλοι που πήγαν τα χρήματα, τι προσφορές πήραμε για τα DVD, τα πάντα, διότι τα παραστατικά και οι αποδείξεις ήτανε ποσταρισμένα σε ένα κλειδωμένο thread και δεν, είχε, και δεν έχει καμία σχέση το τι συνεισφέρουμε για υλικό, για flyers, για DVD, είναι άλλο πράγμα από όταν λέμε και τα, λοιπά και τα λοιπά. Είναι δύο πράγματα διαφορετικά. Εάν θέλετε να τολμήσετε πράξεις όπου θα διανέμουμε υλικό, θα τυπώνουμε DVD ή θα κάνουμε flyers, οφείλουμε να εμπιστευτούμε τον εαυτό μας, διότι αυτά τα ποσά που αφορούν το υλικό είναι ποσά εφάπαξ. Η συνδρομή είναι ένα ποσό μηνιαίο που μπορεί να πάει και για 24 μήνες. Είναι διαφορετικό πράγμα η συνδρομή και διαφορετικό πράγμα η μάζοξη ενός εφάπαξ ποσού για μια δράση. Εγώ αυτό που σας είπα πριν, και δούλεψε στο GR και δεν υπήρχαν προβλήματα στο GR, είναι για να μαζευτεί ένα εφάπαξ ποσό για 2-4-6 χιλιάδες 6000 flyers. Είναι διαφορετικό πράγμα από τη συνδρομή. Εγώ διαφωνώ για τη συνδρομή και να υπάρχει ταμίας και όλα αυτά που λέτε ναι, αλλά εδώ πέρα μιλάμε για διαφορετικό πράγμα. Μιλάμε για να μαζευτεί ένα ποσό εφάπαξ, δεν και καλά. Να ρωτήσω κάτι λίγο το Γιάννη, ε, πρόσβαση στα στοιχεία αυτά, ε, σε περίπτωση που εγώ δεν βάλω λεφτά, θα έχω να δω αν τα στοιχεία είναι σωστά. Κοίτα να δεις, αν ανοίξω εγώ ένα λογαριασμό στην Εθνική και σας πω βάλτε από 15-20 ευρώ στον τάδε λογαριασμό, το e-banking, εγώ μπορώ να κάνω με ένα screen φωτό στο κοπιούτερ μου, να μπαίνω στο λογαριασμό, να φωτογραφίζω τη, τη μερήσια κατάσταση του λογαριασμού και να την ποστάρω δημοσίω. Στο TZM και να το βλέπουν όλοι. Τώρα, όταν θα, θα πηγαίνω να. Γιάννη, στις... Όταν θα ανατρέχω στι αιτιολογίες κατάθεσης, θα βλέπω ποιο έχει βάλει τι. Δηλαδή, άμα μου ζητηθεί, μπορώ να το κοινοποιώ. Είναι ανοιχτό. Δηλαδή, εμείς στο GR τα είχαμε βάλει έσοδα, ε, τα είχαμε ποστάρι τα έσοδα και είχαμε ποστάρι και τα τιμολόγια τα έξοδα. Πόσο μα χρεώσαν για τα DVD. Και είχαμε έσοδα, ίσον έξοδα, τα ίδια ποσά. Και τα βλέπαν όλοι. Γιάννη, ναι, άλλο εννοώ. Γιάννη, άλλο, άλλο εννοεί ο Εσήμος. Όλοι όσοι βάλανε χρήματα, είχαν πρόσβαση στο να βλέπουν ποιο είχε δώσει τι ή όλοι όσοι ήταν γραμμένοι στο κίνημα. Όλοι όσοι ήταν γραμμένοι στο κίνημα, διότι εμείς βάζαμε τις αποδείξεις που παίρναμε όταν καταθέταμε, τις ποστάραμε και τις βάζαμε σε PDF ή σε JPEG μέσα στο forum και τα βλέπαν όλοι. Όταν λοιπόν προσέθετε στα ποσά έβγαζε σε παραδείγμα τη 1000 ευρώ και μετά πήγαινε ο Χολίδης, ας πούμε ή τόνια, σε μια εταιρεία παραγωγής που είχαμε τυπώσει στην Περανία 2000 DVD και παίρνανε το τιμολόγιο της δουλειά που τους δίναμε και το τιμολόγιο π.χ. έλεγε 1000 ευρώ με το ΦΠΑ και βάζαμε από τη μία της αποδείξης των καταθέσεων από τι αποδείξει του κόστους τον DVD και των flyers και αυτό έπρεπε να είναι, έχει ισοζύγιο μηδέν και τα έβλεπε όλος ο κόσμος. Ωραία. Λοιπόν, παιδιά, να τελειώνει λίγο το θέμα. Τα βάζουμε όλα αυτά σαν προτάσεις. Σκεφτείτε μετά το meeting τι είναι πιο σχετικό να, να, να γίνει, αν μπορούμε να, να, να τα κάνουμε μέσω τοπικών συναντήσεων και μετά τα δύο-τρία τσάπτες να βρεθούν κάπω και να συγκεντρώσουν τα χρήματα ή, ή με iBanking, έτσι. Ε, και το συζήταμε αργότερα. Το βάζουμε και στα πρακτικά και προχωράμε. Κάποια να τονίσω, δημιουργία... ν, ν, να τονίσω ν, ότι όταν δεν έβαζε στην τράπεζα και τα σε ζωντανή συνάντηση μέσα στο στο GSN τότε γράφαμε ότι ο Τάδε έδωσε 15 ευρώ γιατί δεν είχε απόδειξη από κατάθεση τράπεζας και τα είχε δώσει από κοντά ας πούμε. Το γράφαμε. Δηλαδή π.χ. γράφαμε ο Τάδε 20 ευρώ. Το θέμα είναι να έβγαινε ε, το σύνολο των εισερχομένων ποσών με το σύνολο του κόστου ισοσκελισμένο να τον μηδέν. Αυτό είναι το θέμα. Συγγνώμη <συγχνώμη> και πάλι. Συγγνώμη. Ε, ο μόνος λόγος εγώ που ξεκίνησα αυτή τη συζήτηση δεν ήταν για να βρούμε τώρα απάντηση τι θα γίνει για τι αφήσει. Εγώ προτείνω ε, απλώς να μπει στην agenda, να μπει είτε στο Forum είτε στο Google group Groups, να ανοίξει ένα θέμα ίσω να το συζητήσουμε για το πώ. Από εδώ και πέρα θα θέλουμε να διαχειρίζονται τα οικονομικά είτε με την πρόταση που είπε ο Σήμος είτε με κάτι άλλο. Ναι, ναι. Θα, α, α, αυτό είναι ένα καλό θέμα για να, για να αρχίσει να συζητάτε στο φόρουμ, έτσι. Λοιπόν, ε, κάποια άλλη απορία γι' αυτό, απορία όχι πρόταση παιδιά, ή οι προτάσεις με, μετά βα, βασικά, ναι. Ναι, έχω εγώ μια απορία. Εγώ, σ' παράδειγμα, χάρη, εμπιστεύω με τον Γιάννη, έτσι. Εμπιστεύω με τον Κώστα, εμπιστεύω το τον και κάποιος από αυτούς θα λεωθούν ο οποιοςδήποτε θα αναλάβει τη δουλειά αυτή. Εάν Αντώντα την αναλάβει αυτή τη δουλειά ε, και κάνει έντιμα τη δουλειά και δίκαια, χωρίς ε, σκοπούς ε, σκοτεινού, ή οτιδήποτε να βάλει αυτές τη τσέπη του. Και ποστάρει όντω τα pre-screen της οθόνης του. Εάν υπάρξει κάποιο εκεί, και εύχομαι να μην υπάρξει, ο οποίο τέλο πάντων είναι περίεργο ή θα έχει του λόγου του, και πει ότι εγώ πιστεύω ότι ο Γιάννη ο ότι ο Αναστάσιος Κύκο, το πριν σκρινεί μα, επεξεργαστεί με φόντοσο. Εκεί τι γίνεται. Γιατί δυστυχώ εκεί θα κολλήσουμε. Παίρνει το πρακτικό κατευθείαν. το σε ζωντανή συνάντηση όταν γίνει η π.χ. το event στο κόσμο στι 5 Δεκεμβρίου. Φέρνει ε, ένα ζωντανό παραστατικό από την τράπεζα το οποίο θα διασταυρώνει το print screen. Και έτσι διασταυρώνει το ηλεκτρονικό με το πραγματικό. Το κάνει. Εμένα και στο φώτιο των Πετράπων, π.χ. δεν είναι θέμα να το διασταυρώσουμε όλοι μα. Δε, δε, δεν μπαίνουν τέτοιε ερωτήσει κατά με, αλλά είναι διασταυρώσουμε. Δηλαδή, κάτι που θα έχει βγάλει στην οθόνη θα έχει και το πραγματικό παραστατικό. Δηλαδή, μπορεί να πας στην τράπεζα και να πει δώσε μου μια κίνηση λογαριασμού. Τη τελευταία εβδομάδα και να συτυμπώσει η τράπεζα και να αρθείς με το νόμιμο χαρτί της τράπεζας, ας πούμε, στο μικρό κόσμο και να μας το δείξεις και ζωντανά, οπότε παληθεύεται αυτό που έχει κάνει σαν print screen. Ωραία. Πάμε παρακάτω. Ναι. Ωραία. Μου. Θέλω μετά, συγνώμη, θέλω μετά λίγο να μιλήσω με τον Γιάννη, αλλά αυτό το meeting. Γιάννη, εντάξει. Σε μένα μιλάς. Ναι, ναι, ναι. Δεν γνωρί Πες μου σε ιδιωτικό τσάτ εδώ πέρα okay, και okay. θα σου πω πότε μπορούμε να τα πούμε. Οκ, okay, εντάξει. Ωραία. Ε, Zeitgeist moving forward. Ε, είναι εδώ από όλο, τέλος πάντων. Ε, έχετε κάνει κάποιες ενέργειες ή ήσασταν καταρχήν στο meeting το international στο, κατά το, στο οποίο καλύφθηκε το θέμα από τον Πίτερ. Ναι. Ωραία. Βάζω. Σας ε, αναφέρω επιγραμματικά τι υπόθηκε. Όποιος θέλει μπορεί να το γράφει και στο chat, εκτός άμα έχετε το recording ή άμα έχετε κάποια εικόνα σχετική. Ε, Μίσο λεπτό. Λοιπόν, ε, πρώτα απ' όλα, ε, το press kit υπάρχει στο site, το οποίο είναι το εξή Και έχει, τα, έχει τρι, τρία posters, ε, Επίσης έχει αυτά, αυτά τα posters σε pdf για να μπορέσουμε να τα, να τα κάνουμε edits και να, και να τα γράφουμε στα ελληνικά. Ε, υπάρχουν, ε, υπάρχει το, και το DVD trailer, έτσι. Οπότε το υλικό για, τα, για, για τις εκτυπώσεις, για το, για το GMF υπάρχει. Λοιπόν, ε, όσον αφορά τώρα, ε, το, το deadline της το, το deadline της του κάθε application για, το, για, τα, για τα events είναι 10 Ιανουαρίου το πολύ 15 ε, τα μέσα τα, στα οποία το, το DVD θα διατεθεί ε, πιθανότατα να είναι και κατεβάσιμο και να, να είναι και download είναι σε DVD είναι DVD και beta. Ε, αν μπορείτε, παιδιά, οποιοσδήποτε ε, τρέξει για αυτό το θέμα, ε, ρωτήστε το, το σινεμά αν έχει πρόσβαση σε DVD player ή αν είναι beta. Φιλμ, άμα ότι έχει μόνο φιλμ, βρείτε άλλο χώρο. Ε, είναι πανάκριβο το φιλμ. Το, το, το, το Όσον αφορά τις θέσεις, ο, οι χώροι για να είναι, για, για να είναι σχετικό να να αποσταριστεί κάτι ρε παιδί μου, ότι θα γίνει ένα, ένα event, είναι minimum 50 θέσεων. Ε, και όσον αφορά τις, τα, τα οικονομικά, οι, οι, οι τιμές καλό είναι να είναι χαμηλότερα, χαμηλότερες από ένα commercial film, από ένα εμπορικό film, Hollywood και τέτοια γράμματα. Λοιπόν, ε, θα, θα τα πω πρώτα όλα και μετά ό,τι ερωτήσει έχετε μου λέτε. Λοιπόν. Ε, για όσα, όσα sub-chapters ε, προτίθεται να βάλουν τιμές ε, στο film, τα, λοιπόν, ισχύουν τα, τα ακόλουθα. Το άτομο το οποίο θα έχει την υπευθυνότητα να, να, να, να πάρει το, στα χέρια του το, το bank account, παιδί μου, το, το λογαριασμό της, της τραπέζης, ε, είναι υπεύθυνο, υπεύθυνος επίσης να υπολογίσει πόσο θα πληρώσει στο, στο, στο, στο σινεμά, στο, στο κινηματογράφο, τι φόρους, εάν υπάρχουν φόροι, ε, τι φόρους θα πληρώσει, ούτως ώστε να μην μπει μέσα, ε, αλλά και να, να υπάρχει κάποιο κέρδος για τη ZDay 2011. Λοιπόν, ε, τα κέρδη θα, είναι, κατα, θα, θα καταγράφονται. Ε, καλό είναι βέβαια να υπάρχει αφού υπάρχει το, το συγκεντρωτικό email, ε, βασικά αυτό που δεν είπα πριν είναι ότι θα υπάρχει να, θα, καλό είναι να υπάρχει ένα συγκεντρωτικό email από όλη τη χώρα για το πού θα υπάρχουν τα events, ε, ούτ, ούτως ώστε η Σαρλίν η οποία είναι υπεύθυνη με το, ε, η υπεύθυνη ε, στην, στην οποία θα ανατρέξουμε όλοι για να, ε, για να μα, μα, μας δώσει τις πληροφορίες για το πώς θα κανονίσουμε τις τιμές και όλα αυτά, να έχει τις, τις πληροφορίες, τις ατομικές αυτού νου, ε, του οποίου θα είναι, θα είναι υπεύθυνος. Ούτως ώστε να, να υπάρχει αυτό το... μπορεί να είναι τσίπιν, δεν ξέρω... Πώς λειτουργεί αυτό, έτσι. Δεν ξέρω, Κώστα, εδώ, να μας πεις πώς λειτουργεί αυτό. Ε, είναι ε, ένα γουτζετάκι που παίρνει σε κάποια σελίδα και μπορεί να προσθέσω καθένας κάποιο ποσό. Τώρα νομίζω θα πρέπει να έχει κάποια προσθετική ίσως PayPal να συνεργάζεται, αλλά δεν είμαι σίγουρος θα πρέπει να το κοιτάξω. Ε, εντάξει, εντάξει. Ε, στην αντίθετη περίπτωση βέβαια που κάποιο μπορεί να έχει να προβάλλει δωρεάν το, το moving forward, εν, εννοείται ότι είναι προτιμότερο, έτσι. Ε, τα κέρδη θα είναι. Θα τα κέρδη αυτά θα είναι monitored μέχρι τη Zday 2011 ε, όπου αυτός ο οποίος θα είναι, θα είναι του των, των κερδών θα ο, οφείλει να τα, να, να τα χαλάσει όλα προς όφελος της, της καμπάνιας για, για τη Zday 2011 λοιπόν ε, να δω λίγο τι άλλο έχω εδώ ναι είναι και ένα update ναι, τα PSDs υπάρχουν στο zaycastmovingforward.com, οπότε, ναι. Αυτά. Ερωτήσεις. Η καταστροφή των DVD έπειτα Μπράβο, ρε, ναι, ναι, ναι ε, τα DVD ή τα μπέτα, ε, οφείλει ο υπεύθυνο να τα επιστρέψει στον Πίτερ ή στη Σαρλίν ή, ή να τα καταστρέψει και να καταγράψει την, την καταστροφή. Αυτό δεν, δεν γνωρίζω πώς θα γίνει. Καλό είναι να, να συμβουλευτούμε τη Σαρλίν. Ε, σε αντίθετη τη περίπτωση αυτό θα σημαίνει ε, violation του agreement που θα έχει violation της συμφωνίας που θα έχει ο κάθε ο, το καθ, ο, ο κάθε συντονιστής ρε παιδί μου η ο ή που θα είναι για το για το κάθε event επίσης ε, αυτό αυτή η συμφωνία θα σταλεί Αφού ε, επικοινωνήσουμε με τη Σαρλίν, θα σταλεί κάθε, στον κάθε έναν ένα υπεύθυνο ξεχωριστά για να υπογράψει όπου και επίσης θα είναι νομίζω ναι, αν, αν δεν κάνω λάθος ε, αυτό μας δεσμεύει, δεσμεύει τον κάθε έναν να κρατήσει το φιλμ μέχρι και τις 15. Ε, ναι, πες Δημήτρη ή θέλει να, να πεις τίποτα Δημήτρη. Όχι, όχι συμβουλή. Okay. Οπότε, ε, από ό,τι φαίνεται, η φάση 1 είναι να βρούμε τα, τα, τα μέρη κατα... στα οποία θα γίνει το. Θα, θα υπάρξει προβολή. Ε, να μα... τα, οποία τα οποία προτάθηκε να μην είναι πάρα πολλά σε κάθε πόλη, δεν είναι να είναι πιο συγκεντρωμένα. Mm -hmm. Αλλά αυτό βέβαια ο δραφέρον. Έχει έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Ναι, ναι. Αυτά τα, αυτά τα επιστρέφουμε εις Ισταλίνη στον πίτερ. Δεν, δεν ξέρω ακριβώς σε ποιό, ναι. έτσι. Καμιά ερώτηση για το GMF μέχρι τώρα. Θα πρέπει λίγο... Επανήλθα, by the way. Θα πρέπει λίγο να δούμε το τι γίνεται με το φορολογικό καθεστώς για όποιον ή όποιους ε, διαχειριστούν αυτό το θέμα, έτσι. Δεν πρέπει να κάνουμε μια προεργασία. Ναι, αυτό είναι, είναι για... Πρέπει να γίνει ένα, ένα research για, στο στο λιγό καθεστώ. Όπω επίση, επειδή έχω έρθει σε επαφή με την ONDEON και περιμένω να μου πατήσουν αύριο, έτσι μου είπαν. Του έδωσα όλο το, το feedback περί τι νοσπρόκειται, τι είναι το κίνημα κτλ. και, και του είπα να μου κάνουν μια προσφορά, γιατί είχε συνεργαστεί η εταιρεία μου στο παρελθόν και είχε κάνει κάποιε ιδιωτικέ προβολέ σε κανονική αίθουσα του Κοσμόπολη. Όπου οι προβολές αυτές είχαν γίνει και από DVD. Έτσι, υποστηρίζουν DVD. Είχαν βάλει μηχάνημα και παίξαν όλα κανονικά. Με... Περιμένουν λοιπόν να μου δώσουν κάποια προσφορά. Θα πρέπει να δούμε πού θα κειμένει αυτή η προσφορά, γιατί αυτή στην προκειμένη περιπτώση δεν θα έχουν να πληρώσουν στο εισιτήριο τα δικαιώματα που πληρώνουν υποκανονικές συνθήκες. Ε... Και από εκεί θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα, δηλαδή αν θέλουμε να πάμε σε εμπορική αίθουσα, όπου θα είναι και πολύ καλύτερα από μεριά πρόωθησης, θα κάνετε πολύ καλύτερα δηλαδή με μια διαφήμιση στα Κοσμόπολης ή σε κάποιο κυρηματογραφόντεο να πάει όρους και να βρεί το παρά να είναι σε κάποιον πιο εναλλακτικό χώρο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους, τους παρεμβρισκόμενους που γράψατε κάτι για το GMF την ώρα που μιλούσα. Μπράβο ρε παιδιά. Εεε... Λέε να μου μια χάρη και στήλε μου πάλι το TypeWitMe γιατί θα κλείσουν υπολογιστή. Ναι. Λοιπόν... Ε, τι να κάνω... να, να, να τα ξαναπώ να τα γράψουμε, ή... τα θυμάστε... Ποια Αυτά που είπα για το ZMF. <χα> ε, αυτά που είπα τώρα, Αναστασία. Σα ε, σας έλεγα να τα γράψετε ρε παιδιά. Γιατί για τη, τη στιγμή που μιλούσα δεν μπορούσα να, να δάκτυλο γραφώ. Λοιπόν, γρα, γράψτε στο TGM, τα ξαναλέω. Λοιπόν, Press Kit Download Site. Ωραία, αυτό το βάλατε. Λοιπόν, ε, εκεί πέρα, αν μπορείτε, κάντε υποσημείωση. Τα PDFs είναι πάνω, είναι, είναι online. Ο, ούτως ώστε η μεταφραστική ομάδα, ίσως αν όχι κάποιος ε, άλλος, γιατί είναι απλά από ό,τι είδα, ε, να, να, να, να, να τα μεταφράσετε και να, να, για να τα βάλουμε στο δικό μας το, τοπικό site έτοιμα. Yeah. Λοιπόν, δεύτερο, ε, οι ετήσεις θα γίνουν, κατά πάσα πιθανότητα, οι αιτήσει θα, ε, θα γίνουν ε, ομαδικά, δηλαδή εθνικά, κατά, κατά chapter, κατά national chapter, στη Σαρλήν. Ε, σας βάζω το email της. Τώρα που θυμήθηκα κάτι, ε, η Σαρλήν, προ, τα email που πρόκειται να, να λάβει, θα τα... Διασταυρώσει με τον Κίμπερ και τον Μάτο για το ποιος είναι ή ποιος δεν είναι coordinator. Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος άσχετός να γράψει στη Σαρλίνε. hello, ξέρω εγώ, είμαι ο coordinator της, της δράμας, ξέρω εγώ και είμαι εκεί. Εάν ε, και η Σαρλίν βέβαια να, να, να, να του στείλει τις πληροφορίες εάν δεν είναι γραμμένος στα, στα χαρτιά λόγω Quote, εγώ, στα στα χαρτιά του Μάτο και του Γκίλμπερτ, το ότι υπάρχει αυτό το τσάπτερ, έτσι. Λοιπόν, το deadline για τι ε, αιτήσει των events είναι, το πολύ 10 Ιανουαρίου, είναι 10 Ιανουαρίου, το πολύ 14-15. Εδώ να δώσω ένα παράδειγμα ότι, αν κάποιο δεν έχει βρει χώρο για τι 15-16-17, για παράδειγμα, και βρει χώρο στη, για, για τι 20, και πάλι μπορεί να, το, μπο, μπορεί να, να, να, να, να κάνει host ένα event. Οπότε είναι το deadline για τις αιτήσεις. Λίγο πιο αργά να τα λεσκλειάρχει Γιατί δεν είμαι στενογράφος α, α, ναι, με, με Το deadline χοντρικά είναι 10 Ιανουαρίου Δηλαδή να σας ένα παράδειγμα Άμα θέλουμε να είμαστε preemptive Να, δηλαδή, να, προ, να, να προγιγνώσκουμε ε, Θεωρώ ότι μέχρι 20 Δεκέμβρη 25 Δεκέμβρη είναι πάρα πολύ ωραία ασφαλής ε, ημερομηνία για να κλείσουμε τους χώρους μας. Γιατί μετά βέβαια προέχει και το. Και η... αν δηλαδή θέλουμε προέχει και το... και ένα απαραίτητο τρέξιμο για, το... για... για τη διαφήμιση. Σωστός. Τα μέσα. Το, το μέσο προ... προβολής. DVD ή Betacam. Film δεν παίζει. Παιδιά, στο type of theme μπορεί να γράφει κι άλλο έτσι. Ταυτόχρονα, σε άλλη γραμμούλα. Ωραία. Όσον αφορά τώρα τα... τις έθουσες, είναι, καλό να, όχι καλό, είναι υποχρεωτικό να έχουν τουλάχιστον 50 θέσεις, Δηλαδή δεν μπορείς να πας να ότι ε, εγώ, παιδιά, θα κάνω το, το, το moving forward στο σπίτι μου, Ξέρω εγώ. Που έχει, θα καλέσω την οικογένεια 5-10 θέσει. Αυτό δεν παίζει. Κάτσε, τότε αλλάζουν τα πράγματα. Εγώ αυτό το σχέδιο είχα. μέχρι τι 30. Ε, Εγώ, να πω κάτι ότι βεβαίως, βεβαίως. η λογική που είπε ο Πίτερ στο meeting ήταν ότι δεν ενδιαφέρεται τόσο ρε, παιδί, το να προκληθεί που λέω ο λόγο παντού, ωστόσο ε, είναι λογική marketing του να γίνει χαμό. Δηλαδή, καλύτερα να γίνει σε μία αίθουσα 100 ατόμων και α μαζευτούν 300, παρά να γίνει σε 10 αίθουσε 50 ατόμων που θα μαζευτούν 40 α πούμε σε κάθε αίθουσα. Ναι, α, α, αυτό το για άλλο θέμα, σε περίπτωση δηλαδή που θέλουμε να κάνουμε παραπάνω από ένα venue σε μία πόλη. Ε, εγώ μιλάω για το θέμα που είπε ότι, άμα θέλετε ρε, παιδιά παιδιά το, το event να είναι ρε, ρε παιδί μου αντάξιο, πώς να το πω, έθεσε ε, ε, σαν requirements τις 50 θέσεις σε αυτό το θέμα. Δεν, δεν ξέρω να το θυμάσαι. Θέλω να δώσετε την εντύπωση ότι πρόκειται για, να εντύπωση, να έξω, ότι πρόκειται για κάτι, πώς έλεγε, κατά το δυνατόν πιο επαγγελματικό, όσο πιο επαγγελματικό γίνεται. Ε, με αυτή την έννοια δεν θέλει να προβληθεί σε έθος με τον είδος των 30 ατόμων. Ε, Ξέρετε, μη φανείρε παιδί μου κάτι καφενειακό, ξέρω γκά, ή τέτοιο. Να είναι έθος καθαρά για προβολές, ε, με minimum μήνυμου θεσει 50 ούτως ώστε να αποφυκθέρει παιδί μου αυτή η εντύπωση. Είμαστε μια παράδειγμα που βλέπουμε, ξέρω εγώ, τι να πάμε σε νεμά που βλέπουμε μια ταινία όλη μαζί α πούμε. Θέλει να δώσει την εντύπωση επαγγελματικότητας. Σωστά. Και είπε ότι αν υπάρχει event το οποίο να μην πληρεί τις, το μήνυμα των 50 θέσεων, δεν είναι άξιο να αναφερθεί και στο Zeitgast Moving Forward στο site, το οποίο θα υπάρχουν οι προβολές. Ναι, τέτοιου είδους events μπορούμε να κάνουμε μετά, ο καθένας όποτε θέλει, όταν πια η ταινία θα βγει, που θα είναι και σε άλλη μορφή, στο ίντερνετ, και θα μπορούμε να την κατεβάσουμε και να τη δείξουμε όπου θέλουμε. Σωστά. <συσίλια> ο οποίος θέλει, περνάει από πίσω έτσι και κάνει proof reading ορθογραφικά μονέχο. Ε, Κατερίνα, θέλω να πεις okay. κάτι. Όχι, όχι. Αναρωτιέν. Ναι, πέσαι, Αλέξε. Ναι, πέσαι, το τρέιλερ, το επίσημο, δεν είναι σε υψηλή ποιότητα, αλλά ότι για μένει η ταινία θα είναι σε HD. Η ταινία θα είναι 72480, σε NTSC format θα είναι το, το DVD, γιατί το DVD δεν πάει παραπάνω. Ε, δε, δεν θα είναι σε Blu-ray και τέτοια πράγματα, για το λόγο ότι οι περισσότερες, περισσότερες έδωσε, σχεδόν όλες οι έδωσε ακόμα δεν έχουν Blu-ray, νομίζω. Αλλά είπε ότι θα είναι σε DVD, σε, σε, σε DVD format. Ναι, ναι, ναι, για την προβολή σε DVD. Απλά να μπορέσει να βγει ό,τι ήταν την ταινία και σε 720p, αυτό λέω. Αργότερα, ναι, θα, θα το κάνει και. Ναι, ναι. Είναι στο πρόγραμμα. Ε, ε, το όχι, πει. Έχει, πει, έχει πει ότι η ταινία, τη ταινία την έχει σχεδιάσει να είναι HD τελικά. Άσχετα με το τι θα προβληθεί. Ε, να σου πω, δεν το θυμάμαι αυτό, γιατί λέγανε ειδικά για τι προβολέ. Αυτό που είπε για μετά, είπε ότι. Ότι θα υπάρχουν και κάποια. Θα είναι μεγαλύτερο από την. Δεν είπε για αυτό το τεχνικό θέμα. Είπε για το περιεχόμενο τη ταινία. Ότι θα έχει ολόκληρε συνεντεύξει, πιο μεγάλο έργο και τέτοια πράγματα. Οκ. Εντάξει, και με ένα άψιλο αυτό, αλλά τέλο Οκ, να προχωρήσω να πω για την οικονομία. Λοιπόν, για τα βένειου τα οποία θα έχουν εισιτήριο λοιπόν θα υπάρχει ένα άτομο κατά προτίμηση θα είναι ο coordinator του κάθε chapter ο οποίος θα πάρει την την υπευθυνότητα να, να βάλει να είναι σε επαφή με τη με, με τη Σαρλίν λοιπόν, ε, η ομάδα του συντονιστή εννοείται ότι θα υπάρχει μια, μια συνεργασία λοιπόν ε, εάν βγάλετε ε, τιμή η τιμή Καλό είναι να έχει μέσα και τους φόρους οι οποίοι θα, τους οποίους θα, θα χρεωθείτε, έτσι. Ε, ούτως ώστε να βγει μέσα από το εισιτήριο ο φόρος και να μην μπει μέσα ο αυτός που το οργανώνει. Αντι... Τέλο πάντων, ναι, πρέπει να έχει και, κα, κάποιο κέρδος, ρε παιδί μου, λοιπόν. Τα κέρδη τα οποία θα βγουν από... Οι πλέαρχοι είναι λίγο έτσι όπως θα λες, ή έτσι όπως σου τα έχουν πει. Κάτσι, κάτσι, γιατί το... Sorry. Εγώ είμαι προδειμένος για Όχι μότο. Όχι, στο... τα έχω καταλάβει καλά, αλλά δεν μπορώ να τα εκτυπώσω... να, να τα διατυπώσω με το λόγο. Μισό λεπτό λίγο. Okay. Λοιπόν, έβαλα την εξίσουση κάτω. Μία ερώτηση. Το πρώτο. Είναι αναγκαστικό να υπάρχει κέρδος από την προβολή της ταινίας ή είναι στη διακριτική ευκαιρία του τοπικού κεφαλαίου. Αν θέλετε υπάρχουν και κέρδη. Αν δεν θέλετε δεν υπάρχουν κέρδη. Ωραία, δω, δω, δω. Ωραία. Άμα είναι δωρεάν η προβολή, και αυτό είναι 100% δεκτό. Μια χαρά. Νομίζω και στην Αθήνα θα είναι δωρεάν, αν θυμάμαι καλά και ο Πέτρατο. Α, ε, έχουμε καταλάβει στο μικρό κόσμο, παιδιά. Ρay, τα σώ. Μετά, μετά, περιμένετε, παιδιά. Οκ. Okay. Λοιπόν, εάν ο Φώτης δεν τα μοιραστεί, μπράβο, πολύ, ωραία, πολύ ωραίο παράδειγμα. Λοιπόν, εάν ο Φώτης βέβαια δεν, δεν τα μοιραστεί μαζί σας, γιατί θεωρώ ότι δεν πρέπει να είναι ο Φώτης αυτός ο οποίο να είναι. Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε, είναι η ομάδα σας. Ε, να έχετε backup ένα, ένα κά, κάποιο άλλο μέρο και να έχετε και να τον πιέσετε, παιδιά. Γιατί ο συντονιστής, παράδειγμα η, η Κατερίνα, έτσι, θα είναι η υπεύθυνη. Θεωρώ εγώ, δεν ξέρω. Ναι, Κατερίνα και Θανάσης είναι η, την ώρα τη συντονιστές της ομάδας. Ωραία. Άμα δείτε, ρε, παιδί μου, ότι υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή ο, ο άνθρωπος πάει ατομικά και δεν τα μοιράζεται, θεωρείται αυτόματο ότι δεν υπάρχει μέρος για προβολή ακόμα, ότι δεν έχετε βρει μέρο για προβολή. Τώρα αναφερόμαστε σε αυτό που είπε για το φεστιβάλ. Ναι. Ε, Σαν, εγώ Ότι δωρεάν. Ε, ε Κάτσε λίγο κράτη, Από ό,τι κατάλαβα Χωρί να είμαι καθόλου μα καθόλου σίγουρη. Αυτός δεν εννοούσε ότι θα προβληθεί στο φεστιβάλ κινηματογράφου. Απλά η ομάδα του φεστιβάλ κινηματογράφου θα το προβάλει στο Olympion, θα αναλάβουν το διοργανώς δωρεάν, α πούμε, και τη διαφήμιση. Ναι, αυτό κατάλαβα κι εγώ. Το θέμα είναι ότι είναι πολύ μεγάλη ευκαιρία να προβληθεί στο Olympion. Πραγματικά είναι ο καλύτερος χώρος που μπορώ να σκεφτώ, πραγματικά, ειλικρινά. Ε, ε, ε, ε, ε, ε. Αλλά, ας πούμε την Παρασκευή είχαμε συνάντηση και δεν ήρθε να μας τα πει από κοντά, λέει δεν δε, δε, δε τις μπορώ να τους συναντήσει κτλ. Και κάθεται μόνο από τα Google mail και λέει ότι αυτός θέλει, ας πούμε, όχι ότι το ρωτήσουν. Δεν ξέρω αν την κατάσταση θα γίνει. Ωραία. Και Συμπέζει, για κάτι πολλές φορές έχει πει πράγματα τα οποία δεν έχουν γίνει, οπότε δεν δίνουμε και πολύ βάση, α πούμε, χωρίς να δούμε κάτι. Ωραία. Ε, λογικά θεωρώ ότι καλό είναι να μην περιμένετε από ένα άτομο και εφόσον δεν είναι και 100% αξιόπιστο, μην περιμένετε ότι είναι στάνταρ ο χώρος. Βρείτε και εναλλακτικές, ε, εφόσον θα γίνει δωρεάν, οπότε δεν υπάρχει αυτό το θέμα το θέμα οικονομικό. οικονομικό. Παρ' όλα αυτά υπάρχει, η, υπάρχει η, αυτό το agreement, όπου είσαστε, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημα, σημαντικό να μην προβληθεί... Ε, Εκτό άμα σου πει Αρέιλινγκ, ξέρω εγώ, εντάξει, ρε παιδιά, μπορείτε να το δείξετε δύο μέρε πριν στου ηθήνοντε τη ταινία του χώρου. στους υπεύθυνου του, του χώρου. Οπότε ε, είστε υπεύθυνοι για το, για το DVD. Παιδιά, υπάρχει. Yeah. Μπορούμε να κλείσουμε και την αίθουσα στη χειρότερη περίπτωση όπου θα γίνει και η εκδήλωση. Όπου έτσι και αλλιώ θα νοικιάσουμε δικό μα προβολέα. Θα μπορέσουμε να βάλουμε έναν υπολογιστή και με DVD να προβληθεί κατευθείαν. Οπότε δεν υπάρχει και θέμα. Film. αλλά για την ώρα δεν υπάρχει και αυτό το ενδεχόμενο ότι είναι όντως πολύ καλή, πιθ, πιθανή περίπτωση. Ε, παιδιά, να σας ρωτήσω κάτι, εφόσον αυτό το πράγμα να καταφέρουμε και βρούμε μεγάλη, μεγάλη έθουσα να το φιλοξενήσει τέλος πάντων. Ε, είστε σύμφωνοι εάν αυτοί τυχόν θέλουν να χρειώσουν 5 ευρώ για να βγάλουν τα έξοδά του και κάποιο κέρδος. Να από το εισιτήριο να κρατήσουν μόνο κινηματογράφους για τα έξοδά του και εμεί να μην βγαλουμε πολύ τίποτα σαν τσάπε. Ναι, βέβαια. Πιστεύω ότι είναι το καλύτερο και θα, θα γλιτώσει πολλέ τυχόν αφορμέ παρεξη, συζητήσει, προβλήματα. Το καλύτερο είναι δηλαδή, να, πάρουμε, να βρούμε μια ωραία μεγάλη έτσι ή δύο μεγάλη έκουσε που θα δεχτούν να το προβάλλουν, θα κρατήσουν μόνο το κομμάτι. Που αντιστοιχεί στο ποσοστό κέρδους του κινηματογράφου, και το άλλο που θα αντιστοιχούσε στη διανομή στα δικαιώματα θα είναι μηδέν. Και έτσι γλιτώνουμε και από μπελάδε με φόρους, γλιτώνουμε από εφορίε, από ιστορίες με κέρδη, από... από πάρα πολλά πράγματα που καταλαβαίνετε και για ποια πράγματα μιλάω. Έτσι. Ένα λεπτό. Τέλο πάντων, εγώ όπω σα είπα, αύριο θα έχω μια ενδεικτική τιμή από τι μου είπε αυτό. Του είπα κιόλα τη φύση του κινήματο, ότι δεν είμαστε. Φαν του κέρδου και των οικονομικών γενικά. Οπότε να δω τι θα μου προτείνει. Έχει να κάνει βέβαια με το αν θα είναι pit-hour ή αν θα είναι μεσημερινή ή απογευματινή ώρα. <σχερδιεύει> Υποθέτω. <σχερδιεύει> Οπότε θα έχουμε μια πολύ καλύτερη <σχερδιεύει> εικόνα. Δηλαδή. Όταν έχω νεότερα θα τα προσλάβω. Κύριε Απ τη στιγμή που θα μπει, <κυρδιεύει> μάλλον όσοι θέλουν να το βάλουν σε mainstream κινηματογράφο να το πω έτσι. Καλό είναι να επιδιώξουν να είναι σε ώρα εχμής και όχι σε κάποια μεσημεριανή ώρα για ευνόητοι λόγους. Και για μένα ιδανικά το ίδιο πράγμα. Συμφωνώ μαζί σου. Απλώς ο mainstream κινηματογράφο δεν ξέρω τι έργα θα παίζει στις αίθουσές του. Αν έχει κάποιο το δεν πάει καλά, έχει πατώσει και έχει καινούργια να βάλει κάποιο άλλο. Ή αν έχει πέντε τρόπος πλέει, blockbusters που λέει οι που του γεμίζουν, την ένωσα δεν υπάρχει περίπτωση να πρέπει να βάλει κάτι εναλλακτικό. Δηλαδή είναι η συγκυρία. Ωραία. Άλλες ερωτήσεις, παιδιά. Δεν ξέρω και εγώ τι έχω. Μισό λεπτό να δω και τις σημειώσεις μου αν ξέχασα τίποτα. Ωραία. Νομίζω ήταν είναι όλα από αυτά από όσα είχα σημειώσει. Ε, θυμάσαι τίποτα άλλο, Κώστα ή Δημήτρη. Δημήτρη. Ε, έφυγε ο Δημήτρης. Επίσης, ε, και. Ε, Κοιτάξτε, το Zeitgeist είναι πάρα πολύ γνωστό. Παρόλο που τα ενεργά μέλη δεν είναι πολλά. Έτσι, ε, ένας mainstream κινηματογράφος θα, θα μπορούσε βέβαια να, να βάλει κάποια τιμή. Ε, καλό είναι να πιέσουμε να είναι μικρότερη του, του, του commercial, έτσι. Λέω ε, θα είναι σίγουρα μικρότερη του commercial, γιατί ένα κινηματογράφο πληρώνει ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Στη διανομή για τα δικαιώματα τη ταινία. Αυτά δεν θα υπάρχουν. Άρα δεν μπορεί να είναι το ίδιο εισιτήριο. Μπορεί να είναι και το μισό εισιτήριο. Δεν ξέρω ακριβώ πόσο είναι το ποσοστό που πληρώνει, δεν ξέρω αν είναι κατά περίπτωση, είναι ανάλογα το έργο ή όχι. Αλλά εφόσον οι κινηματογράφοι ξέρουμε ότι το εισιτήριο του, για παράδειγμα, είναι στάνταρ 15 ευρώ σε όλε τι ταινίε, υποθέτω ότι κάπου το 40% πρέπει να πηγαίνει στην διανομή. Πήγε και ο 15, εγώ στο 7 το είχα αφήσει. Ποιο? Ωπα, μήπω κάνω λάθο. Ε... Τι, τι, τι. τι. Στα 7, 8 ευρώ, έτσι. Τι, ναι, 7, 8, 8 9 λάθος. ευρώ, όχι και 15, δεν. Ναι, είπα 15, επειδή πάω με τη γυναίκα μου και πληρώνω πάντα ζευγάρι. <laughs> <Κατάλυξη>. <laughs> Λέω κι εγώ, ποιο μήνες και Μπράβο, εγώ, πιο μίλησα και διπλασιάστηκα. Μπράβο, ναι. Ναι, ναι, ναι. Ωραία. Οπότε τώρα για τον άνθρωπο να δώσει 4-5 ευρώ για να δει ένα έργο δύο ώρε. Εντάξει. Μια κοκακόλα παίρνει. Ωραία. Οκ, okay. άλλη ερώτηση να προχωρήσουμε. Να προχωρήσουμε. Πάμε, πάμε. Ωραία, λοιπόν... Ε, ε, ε, άλλος, δε, είχατε κάμια ερώτηση. Ωραία. Τα, λοιπόν, επόμενο θέμα. Λοιπόν, έχουμε θέμα ατομική πρωτοβουλία γνότητα στις ομάδες στη συμμετοχή σε αυτές. Αυτό είναι θέμα που έστειλε ο Φρανκ να μπει. Ε, μου το έδωσε ο Κώστας και αναφέρεται στην περίπτωση του Φώτη που κάνει... Πηγαίνει από εδώ και από εκεί και λέει το κίνημα αυτό και αυτό και το ένα και το άλλο. Λοιπόν. Να μιλήσω λίγο πάνω σε αυτό, βεβαίω. Ε, νομίζω δεν τίθεται ερώτημα εάν οι μέλη δεν μπορούν να πάρουν πρωτοβουλίε. Ουσιαστικά, όταν κάποιο προσφέρει μια ιδέα σε μια ομάδα, παίρνει μια μορφή πρωτοβουλία. Το θέμα είναι ότι ε, σε κάποια πράγματα ε, θα πρέπει να Παίρνουμε το feedback από του υπόλοιπου στην ομάδα. δηλαδή Στην περίπτωση τη αρτογραφία που αναφέρει συγκεκριμένα, εγώ προσωπικά δεν έχω, όπω έγραψε και ο Κάρολο στο Google Group, δεν έχω, έχω κάποιε αμφιβολίε για, για το πόσο αξιόπιστο είναι όσον αφορά τη γνώση του στο κίνημα τέλος πάντων και τι αρχέ του κινηματο. Οπότε θα, θα έπρεπε να πάρει το feedback των υπόλοιπων μελών και να γίνει ένα peer review. Και δυστυχώ αυτό αγνοείται παντελώ. Οπότε θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και, στο, και τώρα, και στο μέλλον σε τέτοιε περιπτώσει. Δηλαδή δεν έχει κάνει μόνο με το φωτεινό, έχει να κάνει και με μελλοντικέ περιπτώσει. Ε, αν μου επιτρέπετε να, να πω κι εγώ κάτι. Επειδή είναι λίγο γενικό το ατομική πρωτοβουλία αγνοώντα ομάδε κτλ. Θα πρέπει, υποθέτω, η ατομική πρωτοβουλία να χωριστεί σε διάφορες έτσι, υπό ομάδες. Δηλαδή, υπάρχει η πρωτοβουλία του ε, μοιράζω κάποιο υλικό εθελοντικά, ή προσπαθώ σε φιλικό επίπεδο να φέρω κάποια νέα μέρη στο κίνημα. Για αυτά τα πράγματα εννοείται ότι δεν χρειάζεται να πάρεις έγκριση από κανέναν. Όταν όμω οι πράξει μα, οι μας, δύναται να εκθέσουν το κίνημα ή άλλα μέρη στο σύνολό τους, τότε είναι πράξεις οι οποίες θα πρέπει να περνάνε από έγκριση. Για παράδειγμα, δεν γίνεται εγώ ο Κάρολος Κουτσεγινόπουλος, επειδή μπορεί να έχω ένα γνωστό, ένα βίσμα, να βγω αύριο στο Μέγκα και να αρχίσω να μιλάω για το Zeitgeist Movement χωρίς να έχω ενημερώσει να έχω πάρει έγκριση από κανέναν. Γιατί αυτά που θα πω επηρεάζουν και τα άλλα μέλη και το κίνημα το πατώζουν στο σύνολό του. Έτσι, μπορεί να βγω και να τα πω υπέροχα, οκ. Okay. μπορεί να βγω και να πω μπαρούφες και να μην ξέρω από πού να φύγω. Άρα λοιπόν θα πρέπει κάπως να οριοθετήσουμε τις πρωτοβουλίες, αν θέλετε, σε πρωτοβουλίες που οκ, okay, δεν τρέχει τίποτα, μπορεί ο καθένα να τις πάρει και σε πρωτοβουλίες οι οποίες επηρεάζουν το σύνολο της ομάδας. Και αυτές θα πρέπει να περνάνε από έγκριση. Ακριβώς αυτό θα έλεγα και εγώ. Ε, ότι Όταν είναι μια άποψη που εκπροσωπεί ολόκληρη την ομάδα, γιατί ουσιαστικά πρόκειται για περιγραφή μιας ομάδας ενός κινήματος παγκοσμίω, όχι μόνο την ομάδα. Οπότε οι ιδέες που αναφέρονται σε αυτές τις περιπτώσεις ε, εκπροσωπούν ε, ολόκληρο το κίνημα. Όπως επίσης και η επικοινωνία με πρωθυπουργούς και με πολιτική και γενικά, είναι ένα θέμα που, αν μη τι άλλο, έπρεπε πρώτα να συζητηθεί, έτσι. Το ερώτημα που έβαλε ο Κάρολος, εγώ νομίζω ότι έχει να κάνει, έχει, όταν κάποιος θέλει να προωθήσει το κίνημα, έχει να κάνει με τον αριθμό στον οποίο ε, το προωθεί. Α πούμε, το να το πει σε 5-10 φίλους σου, νομίζω ότι πρέπει να είναι ατομική η πρωτοβουλία. Σίγουρα, δεν θα ρωτήσουμε τώρα για να προτείνουμε σε 10 φίλους μας, έτσι. Αλλά όταν πρόκειται για δελτία τύπου, πιστεύω ότι πρέπει να περνάει από την ομάδα. Υπάρχει η επίσημη θέση και η ανεπίσημη θέση Υποθέτω Μπορούμε κάπως δηλαδή, να το διαχωρίσουμε, το χαρακτηρίσουμε έτσι. Ανεπίσημη θέση είναι οτιδήποτε μπορούμε να εκφράσουμε ε, σε ένα κλειστό κύκλο, σε κάποιο γνωστό, σε μία συνάντηση μικρή, που είναι από άτομο προ άτομο. Η επίσημη θέση, όμως, που είναι οτιδήποτε έχει να κάνει με ομαδική επικοινωνία, με μέσα μαζικής ενημέρωσης, με φορείς, με θεσμούς κτλ, θα πρέπει να είναι συλλογικό προϊόν. Ε, με συγχωρείτε λίγο. Ε, λες επίσημη θέση, εννοείς επίσημη ενέργεια, έτσι. Ναι, ναι. Okay, το, το, το στο τέτοιο. Δεν γίνεται, δηλαδή, άτομα τα οποία ε, δεν έχουν το authorization, την έγκριση του τμήματο να βγαίνουν και να διαφημίσουν αν θέλετε, το κίνημα προς τα έξω, γιατί δεν έχει ελεγχθεί το βάθος των γνώσεών τους. Οι άνθρωποι οι θα κάνουν αυτή τη δουλειά θα πρέπει να είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μελετήσει καλά τα κείμενα συμφωνούν με όλα, με τι ιδέε, ε, μπορούν να μιλήσουν σωστά δεν πλατιάζουν, δεν παρολογούν δεν μπορώ εγώ Όποιο π.χ. μπορεί να διαφωνώ με, το... με την επιστημονική μέθοδο, να βγαίνω σε μέσα και να προσπαθώ να προωθήσω το κίνημα. Γιατί θα παίζω σε αντιφάσει ή θα πω πράγματα τα οποία δεν εκπροσωπούν τα μέλη. Για κοιτάξτε, ρε παιδιά, λίγο το τάι που ηθυμία μου, καλά. Μ' αρέσει η επικοινωνία με πρωθυπουργού, και ξέρει, είναι στην ημερήσια ατζέντα. Στήριο, ένα μέγιστο για ωραία και Κοίτα, εγώ σκέφτηκα μήπω έκανε αυτό το topic για να μα ψαρώσει, να δει πώς θα αντιδράσουμε. Μήπω είναι φάρσα, και θέλει να μα αποδείξει ότι δεν είμαστε συμβατοί με τι ιδέε του τμήματο. δεν είναι βαθισμένο Γιώργο, είναι βαθισμένο Τζέφρι. Ψάχτη το λίγο. Δημήτρη, βλάχω φουμό τουλού. Για να αλλάξουμε λίγο το τέτοιο. Απαγορεύεται, θα σε μπανάρω. Τζέφρι, ναι. Λοιπόν, αυτό το έγραψα βασικά γιατί το άκουσα εκείνη τη στιγμή. Αλλά διορθώσα το, παιδιά, άμα βρίσκεται κάτι λάθος εδώ, έτσι. Ναι, βάλεμε επικοινωνίες με επίσημα πρόσωπα, γενικά. Ή με φορείς, τώρα, για να τους πιάσει όλους. Εκλεγμένου φορείς, υπηρεσίες. Ναι. Καλησπέρα για τον Καπού. Καλησπέρα. Αυτό το, αυτή η συζήτηση, λοιπόν, αυτό το thread, τώρα που έχουμε ανοίξει, για να το πω έτσι, μας οδηγεί σιγά σιγά βλέπετε. Στο, σε ένα μείζον ζήτημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή Ότι δεν υπάρχει κάποια συντεταγμένη ομάδα Συγγνώμη και για τα κλαπατσίμα τα παιδιά που έχω το μέσο, Δεν υπάρχει καμία συντεταγμένη ομάδα επικοινωνίας Που να έχει περάσει από κάποιο training course ας το πούμε έτσι Που να έχουν γίνει συζήτησης και να έχουν δεχτεί να εκπροσωπούν Γενικότερα το κίνημα Παιδιά αυτό... Κάρολε, κάποιο έχεις την κουζίνα σου. Η γυναίκα Δεν μου παίζει τρα... ντραμπ <laughs> με τις κατσαρόλες της. Παιδιά, όσον αφορά την εκπροσώπηση σε τέτοια θέματα, α πούμε, εφόσον θα υπάρχει π.χ. και ένας national coordinator ή εφόσον θα υπάρχει και κάποια ομάδα να συντεθεί, ε, αυτή θα πρέπει να αναλάβει, έτσι, μια ομάδα επικοινωνία, ε, Γιατί τώρα έτσι ο καθένας κάνει το κεφαλίου του. Δηλαδή, κάποια ομάδα, ας πούμε, υπεύθυνη για, για αυτού τους ρόλους, και α είναι οποιοδήποτε να επικοινωνεί με αυτήν την ομάδα και να πει παιδιά αυτή είναι καλό target group, αυτό είναι το κείμενο που προτείνω, προωθήστε το σαν εκπρόσωποι του κινήματος, α πούμε κάπως έτσι. Μπορείς να το κάνεις, κα... μισό λεπτό, το γράφω στο, στο type with me ως project να... προ ολοκλήρωση, δηλαδή προς ε, ανά, ανάρτηση στο φόρουμ, έτσι, ομάδα, ομάδα επικοινωνία. Ε, απλά θα πρέπει να διαχωρίσουμε τι αρμοδιότητε και του ρόλου τη ομάδα επικοινωνία και τη ομάδα εκπαίδευση και ενημέρωση. Γιατί όσον αφορά για να βγαίνουμε έξω και να μιλάμε για τις, ε, τα θέματα που πραγματευόμαστε, θα πάντων θα πει δεν μπορούσε να πάει στην ομάδα εκπαίδευση και ενημέρωση που είναι άτομα τα οποία έχουν, όπω είπε ο Κάρλο, διαβάσει αρκετά και έχουν αφομοιώσει το υλικό του κίνημά του. Το ζήτημα, παιδιά, είναι. Συγγνώμη, πέσαι. Όχι, όχι. Το ζήτημα είναι τια σκοπούς ε, ε, ε, εξυπηρετεί το καθένα και τι θέλει να εκπληρώσει Το Τμήμα Επικοινωνίας Επαφής θέλει να αποκαταστήσει ε, κάποια επαφή ανάμεσα σε δύο κομμάτια. Είτε είναι ε, κίνημα κοινό, είτε είναι κίνημα ένας κινηματογράφος που είναι ένας ε, δημόσιος φορέας, ε, ιδιωτικός της Αυτό αυτό Αυτός είναι ο σκοπός της Τη ενημέρωση και εκπαίδευση είναι διαφορετικό ζητηματάκι. Οπότε αυτά τα δύο δεν έχει, δεν η ομάδα επικοινωνία δεν πάει να κάνει κήρυγμα για το τι είναι το ZDS και τι είναι το ιδεολόγημα. Απλώ αποκαθαστεί επαφέ για να βρει έδαφο η ομάδα εκπαίδευση και να έρθει να κάνει αυτή τη δουλειά τη εξειδικευμένα συμπεριλαμβανομένη και, και την επιστημονική ομάδα που πρέπει να έχει. Άρα, θεωρήσω ότι. Η ομάδα επικοινωνίας θα είναι διαφορετική από αυτούς οι οποίοι ενδέχεται να κληθούν σε έναν διαφωνικό σταθμό και να μιλήσουν για το κίνημα. Δεν το θεωρώ. Είναι αντικειμενικά αυτό ο σκοπός του. Τώρα εμείς αν θέλουμε να τα μπλέξουμε και να τα κάνουμε ένα επειδή θέλουμε να έχουμε πιο βάιτελ ομάδες και να κάνουμε παραδοχές και να συγχέουμε δύο στόχους σε έναν, λόγω του ότι έχουμε λίγο προσωπικό, να το κάνουμε περιοδι... περιστασιακά. Αλλά το σωστό είναι διαφορετικό, ε, τελείως, επειδή ακριβώς στην ενημέρωση ή εκπαίδευση ε, ασχολούμαι πάρα πολύ καθημερινώς και, εντάξει, αυτό δεν είναι δικό μου από το μυαλό μου. βασίζεται κάπου, ε, με τα χαρά θα σου δείξω και πού ακριβώς. Ε, δεν ξέρω αν ακούστηκα λάθο, Δεν το είπα για να οφεί σε αυτό που μου λέει. Σαν διευκρίνηση το ζητάω Εμένα μου αρέσει σαν ιδέα γενικά να είναι διαφορετική η επικοινωνία και διαφορετική η εκπαίδευση εξειδικευμένη που θα κάνει αυτή τη δουλειά. Γιατί το να βγει και να μιλήσει για το κίνημα, στην ουσία εκπαιδεύει τον κόσμο, ασχετά αν είναι ένα, ασχετά αν είναι 50.000 που μπορεί να σε ακούνε. Δε με, δεν διαφωνώ σε κάτι με αυτά που πέσει. Παιδιά, και εγώ συμφωνώ με αυτή την ιδέα. Είναι καθαρά διαφορετική. Άλλο κάποιο να επικοινωνεί και να έχει τι γνωριμίε και να προωθεί και άλλο κάποιο να βγαίνει και να εκπαιδεύει, όπω λέτε. Απλά. Ε, δεν απαγορεύεται, ας πούμε δεν αποκλείεται κάποιο άτομο να είναι μέλος και στις δύο ομάδες. Έτσι, κάποιος να αναλάβει ρόλους και στις δύο ομάδες. Και εδώ έχουμε και διαφορά targets. Δηλαδή, η ομάδα επικοινωνίας μιλάει στον κόσμο για, για το κίνημα. Η ομάδα εκπαίδευσης εκπαιδεύει μέλη τα οποία έχουν ήδη έρθει στο κίνημα. Ε, νομίζω ότι δεν ισχύει αυτό. όπω ο Σύμος, η ομάδα επικοινωνίας είναι περισσότερο για να φέρει το μέσο στα μέλη της Μασικής και Νεμιώσεις που έχει τις γνώσεις, για να μιλήσει πάνω σε αυτό. Ε, έχω μία ιδέα που δεν ξέρω πώς θα σας φανεί. Με βάση το διαχωρισμό τώρα που δεν έβλεπα ποιος μίλαγε. Ε, ποιος μίλαγε πριν που έλεγε τη διαφορετική επικοινωνία και εκπαίδευση. Ε, εγώ, ο Σήμος. Ο Σήμος. Ναι. Δε. Έλα, οκ okay, Σήμος. Mm. Ε, Ίσως μας δίνετε και μία ευκαιρία εδώ, γιατί κάποιος είπε ναι, μπορεί το ένα άτομο να είναι και στις δύο ομάδες. Ίσως κατά τη γνώμη μου, να μην πρέπει τα άτομα να είναι και στις δύο ομάδες. Για ευνόητους λόγους. Καλά. Για να μην τα συγχαίρετε. Τέλος πάντων, οκ, okay, επειδή συζητήθηκε να κάνουμε μία πρόταση, να κάτσουμε να το συντάξουμε, να το συζητήσουμε, να δούμε πώς μπορούμε να το οργανώσουμε και βλέπουμε. Ναι, ναι, κάτσε να υπάρξουν οι μετά βλέπουμε θα ευατήσουν αποτελούν. Ναι, ε, Μπορώ λιγάκι να δώσω ένα feedback στον Κάρολο πάνω σε αυτό. Ε, να τελειώσουμε λίγο το έχουμε. Okay. Έχουμε άλλο ένα, άλλο ένα issue και μετά μπορούμε παιδιά να, να κάνουμε ένα-δυο δωματίακια, ο καθένας να, να πάει στο event, ο άλλος να, να πάει στο issue ή αν θέλετε οτιδήποτε άμεσο κάνετε το... Καλά, προτάσει δίνω τώρα, Α, αν οτιδήποτε άμεσο συνεχίζει το... το... Το, το meeting και μεταφέρεται οτιδήποτε έμεσο στο forum, οτιδήποτε, δεν ξέρω. Έχουμε αφήσει ανοιχτό το θέμα των κυρώσεων, τυχόν κυρώσεων έτσι. Ακριβώς αυτό πήγαμε, να πω και εγώ τώρα. Τι γίνεται σε περίπτωση που το μέλος ε, συνεχίζει να κάνει αυτό που κάνει. Η... Τι θεωρείτε αυτό, τρόλινγκ. Α ναι, όχι, περιμένετε λοιπόν. Ε, πρώτα απ' όλα το άτομο κλα... καλ... καλείται να... να... Όχι να... να απολογηθεί, καλείται να διορθώσει αυτό το οποίο κάνει και να ε, έχει μια κάποια καθοδήγηση από τα υπόλοιπα μέλη για να μάθει κάποια πράγματα. Κάτσε, κάτσε. Παρακάτω. Ναι, αυτό, Αν αυτό αποτύχει. Λοιπόν, είναι δύο δύο, έχουμε, δύο είναι οι δρόμοι. Η μία είναι όντω να αρχίσει να πει Παι, παιδιά έχετε δίκιο συγγνώμη δεν ξέρω, μισό λεπτό να, να, να, να, να τα τσεκάρουμε όλοι και αρχίζουμε από την αρχή. Πολύ ωρα το έτσι. Αν δεν γίνει αυτό, τι έχουμε. Δεν ξέρω, πείτε εσείς τώρα. Ε, να απαντήσω. Ε, το θέμα δεν είναι καθοδήγηση. Το θέμα είναι και οι δύο πλευρέ, οι αντικρουόμενε, να βάλουν κάτω τα, τα αντικείμενα που έχουν να χωρίσουν, να αναλύσουν ποιε παράμετροι καθορίζουν αυτά τα αντικείμενα και να δούμε ποιο από του δύο κάνει λάθο αντικειμενικά με την υποσημενική μέθοδο. Δεν είναι θέμα καθοδήγηση. Αυτό που θα σου κάνει καθοδήγηση είναι η ορθολογική συνένεση. <clears throat> ναι και όταν uh, το λες αυτό και ο άλλος, uh, σου λέει ότι εγώ δεν θα ασχοληθώ με βλακία, σε εμένα με ενδιαφέρει το event τη 15. Ωραία, αφού έχει συνενέσει ορθολογικά με τις υπόλοιπους της ομάδας και είναι αυτή η απόφαση της ομάδας, του εξηγεί του ανθρώπου ότι εσύ φίλε μου, αν να κρατάς αυτή τη στάση, επειδή αυτή η στάση δεν, συλλογι... δεν έχει μέσα της την έννοια της συλλογικότητας, δεν είναι το κίνηματος. Είναι προσωπική σου, άρα μην την εκφράζεις σε Τη... Και καταλαβαίνω που πάει το ζήτημα. Αν αυτό συνεχίζει να το κάνει, δηλαδή ενώ του λες ότι φίλε αυτό που κάνεις δεν είναι συλλογικό και αυτός συνεχίζει να το παρουσιάζει με συλλογικό, εκεί είναι το μεγάλο δίλημα. Ε, άμα σου λέει... Προστήχη, άμα σου λέει ότι το το Αυτό Υπάρχει και το εξής. Άμα σου λέει ότι εγώ δεν θέλω λογικότητα με την ομάδα σου, εγώ με μέλος ζήταμή, και δω, φέρνω πρωτοβουλία σαν μέλος. Να σου πω κάτι. Τι πρωτομάς Να έχεις έναν ο οποίος λειτουργεί ε, για το κίνημα και μπορεί να λέει λάθο πράγματα ή μπορεί να λέει μόνο δικά του πράγματα που μπορεί να είναι και πιο σωστά από αυτά που λες εσύ εγώ, ή εγώ ή να μην κάνει τίποτα. Τι από τα δύο πρότιμάς? Τι από τα δύο είσαι μεγάλη χασούρα. Σίμο, δεν πάει έτσι. Αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να φέρουμε τουλάχιστον αυτού του ανθρώπους οι οποίοι γνωρίζουν για το κίνημα και τους αρέσει η ιδέα μαζί, ούτως ώστε να βοηθήσουν. Όταν κάποιος του αρέσει η ιδέα αλλά δεν θέλει να έρθει με την ομάδα, τότε εκεί υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορείς να μιλάς για κάτι συλλογικό και να σ' ατομιστής. Δεν μου αρέσει, αρέσει η ιδέα να... από τη στιγμή που είναι ατομιστής. Η ιδέα συμπεριέχει μέσα την έννοια τη συλλογικότητα. Από τη στιγμή λοιπόν που αυτό το άτομο δεν θέλει συλλογικότητα, θέτει και τον εαυτό του εκτός κινήματος αυτομάτως. Ναι, αλλά άμα εκπροσωπεί Σήμο. την ομάδα yeah, της συγκεκριμένη yeah, και το κίνημα... Γειατζιά, yeah, yeah, yeah, yeah. <coughs> <coughs> Αυτό εδώ πέρα που λες πολύ ωραία τα λες, όταν, ε, και είναι έτσι όντω τα πράγματα, όταν συμβαδίζουν τα λόγια με τις πράξεις. Είναι όμως μερικές φορές που δεν συμβαδίζουν αυτά τα δύο. Εμείς μιλάμε ακριβώς για αυτές τις περιπτώσει που ένας λέει ότι ναι, εγώ ξέρω και κάνω και εγώ Zeitgeist και Venus Project και ξέρω και τα πάντα και εσύ δεν ξέρει τίποτα και όταν μάθει ελάτε, να μου πεις. Αλλά οι πράξει του δείχνουν το τελείω αντίθετο. Μπράβο, ε, αφού λάθη παρατηρήθηκαν στην αρχή γιατί είχαν ανάγκη από κόσμο. Συμφωνώ, καταλαβαίνω ακριβώς τι λες. Το ζήτημα είναι ότι... Καλώς και κακώς είχαμε τις αρχικές, ας το πούμε, τις αρχικές επιπτώσεις μίας νεοσύστατης ομάδας. Οπότε εντάξει, τα πληρώσαμε αναγκαστικά. Στο μέλλον τι μπορούμε να κάνουμε για να μην έχουμε άλλα τέτοια άτομα. Είναι πολύ καλό το τεστάκι των ερωτήσεων. Ναι, ωραία κυριλέ, αλλά το, το απολύτως σωστό θα ήταν. Έτσι όπω το πιστεύω εγώ, έτσι. Metania, το άτομο στο οποίο δραστηριοποιείται στην ομάδα, σε όποια ομάδα και να είναι κατευθείαν σαν εθελοντή, αλλά να είναι στη φάση πρώτα του ενημερωνόμενου μέλους και να μην έχει δικαιοδοσία να κάνει το οτιδήποτε εκτό να το κάνει από μόνο του, έτσι. Πλεύρια. Σύμβολο, έχασα ένα φλεγόρ, Γενικόλογα, μέλη. Συγγνώμη. Έχουμε ένα παράδειγμα. Πες, πες, Όχι να το επαναδέχετε τόσο λίγο αλλιώ το πρόβλημα. Να Έστω ότι ένα άτομο okay, δεν έχει επαφή με τι ιδέε του κινήματο. Σε άλλε περιπτώσει θα λέγαμε να μην ασχοληθείτε. Αλλά έστω ότι αυτό το άτομο ας πούμε, έχει όλε τι νοημοιέ και τη δύναμη να περάσει τι ιδέε του σε κάποιον κόσμο και την επικοινωνιακή ικανότητα. Τότε τι κάνει. είναι ικανότητα Έτω... από σένα και πρέπει να καλύψει αυτό το κενό. Όταν, λοιπόν, ε, σε κάτι, Μπερδεύεστε κάπου. Κοιτάξτε, όταν ο Φώτης ε, Μιλάμε για το φώτη εννοείται. Όταν ο φώτη έχει ασχοληθεί τρία χρόνια με το κίνημα, υποτίθεται ότι ξέρει περί πρόκειται. Υποτίθε ότι ξέρει να το επικοινωνήσει και υποτίθεται ότι το επικοινωνεί σωστά. Εγώ αναρωτιέμαι όμω μονίμω, γιατί το κάνει μόνο του, Γιατί δεν έχει κάποιον μαζί του πάντα, Αυτό θα επιλέξει ποιον θέλει. Παιδιά, μια προφανή απάντηση σε αυτό είναι ότι δεν εμπιστεύεται. Και αυτό το έχει δηλώσει πολλέ φορέ και μπροστά μου face to face. Έχει πει: κάτσε να, φύγω, να κάνουμε ένα πείραμα, να φύγω από την ομάδα για ένα μήνα, να δούμε τι μπορείτε να κάνετε χωρί εμένα. Δεν εμπιστεύεται κανέναν και νομίζει ότι είναι ο μόνος ικανός στην ομάδα. Δεν μα ενδιαφέρει να εμπιστεύεται αυτό κάποιον. Εμεί πρέπει να εμπιστευτούμε αυτόν που λειτουργεί μόνο του. τα πράγματα εδώ. Επομένω, εκείνο πρέπει να, να δώσει τον παλάκι σε κάποιον. Να επιλέξει κάποιον. Μισό λεπτό. Όταν λες να επιλέξει κάποιον, τι εννοεί για την ομάδα. Ε, δεν εννοώ συγκεκριμένα, έτσι. Δεν μιλάω συγκεκριμένα τώρα. Μίλησα βασικά έτσι όπω το έθεσε, το ακούστηκε συγκεκριμένα. Να επιλέξεις με την έννοια να ταυτιστεί, μάλλον να συντονιστεί με την ομάδα επικοινωνία. Όποια και να είναι αυτή. Ναι, ναι, όντω. Αφού ο άντρα, παιδιά, θέλει να πάρει πρωτοβουλίες υπό το όνομα, ο Ρο Το έχει δηλώσει ξεκάθαρα. Τώρα για να προβληθεί, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Αν έχει δηλώσει ξεκάθαρα, εγώ, παιδιά, καμία σχέση δεν θέλω να έχουμε με τι υποομάδε που θα κάνετε στη Θεσσαλονίκη, όπως την ομάδα τη κοινωνία. Ε, εδώ, ε, μισό λεπτό λοιπόν, λέω να, να κάνουμε μία παύση. Ε, έχουμε τον, τον κάπου, να, άμα θέλει να μα συστηθεί. Καλησπέρα, κάπου. Καλησπέρα. Ο Αντώνιο είναι από τη Θεσσαλονίκη, μπήκε την προηγούμενη εβδομάδα. Έλα, ρε. Καλώ ήρθατε, Ναι. Ωραία. Λοιπόν. Εμένα με, Εμένα με προβληματίζει γενικότερα η δύναμη που έχει ένα άτομο, και δεν μιλάω για το συγκεκριμένο άτομο, μιλάω για οποιοδήποτε άτομο, είτε είναι ο Φώτης, είτε είναι ο Μπάμπης, είτε ήταν ο Βλάχος, είτε ήταν ο οποιοδήποτε άλλο. τη δύναμη που έχει ένα άτομο να φέρει αναστάτωση στην όλη λειτουργία του κινήματο και της ομάδας και την έλλειψη μηχανισμών που υπάρχουν, ώστε να προστατευτούν τα μέλη. Γιατί είμαστε όλοι άνθρωποι, εγώ προσωπικά δεν τζιμπάω και τον έχω γραμμένο, έτσι, δεν με νοιάζει τον οποιονδήποτε έχω γραμμένο ο οποίο βλέπω ότι πάει κακόβουλα ή πονηρά ή με τον δικό του τρόπο είτε το εγωιστικά να δράσει. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι τσιμπάνε και μπαίνουν σε διαμάχες και συζητάνε λοιπόν. Αυτό το πράγμα, αυτές τις συμπεριφορέ, γενικά μιλάω τώρα προκαλούν φθορά και αλίωση της ομάδας. Όσο λοιπόν δεν υπάρχουν συγκεκριμένε διαδικασίες οι οποίες με πολύ συγκεκριμένε μεθόδους θα προβλέπουν ένα 2, 3, τότε μονίμως θα έχουμε αυτά τα θέματα. Είτε είναι ο Χ, είτε είναι ο ψ, είτε είναι ο ΔΕΛΤΑ. Λοιπόν, για μένα αυτό είναι το ζήτημα. Το πώς εμείς θα φτιάξουμε κάποιες διαδικασίες, οι οποίες θα εφαρμόζονται και που θα προστατεύουν το κίνημα και τα μέλη στο σύνολό του. Δεν έχει καμία όρεξη, πιστέψτε με, ο επιστήμονας, ο οποίο επειδή του έκανε κλικ το κίνημα και θέλει να μπει να μάθει κάποια πράγματα, να μπει στα Google, forums, στα Google groups οπότε όλη μέρα γίνεται ένα ατελείωτο μπάχαλο. Είναι ένα ατελείωτο μπάχαλο. Παιδιά, επί του πρακτέου τώρα μπαίνει και μας λέει ότι η προβολή θα γίνει στο Ολύμπιον τα κανόνισα. Αλλά δεν θέλει να ασχοληθεί περαιτέρω, δεν έρχεται σε συναντήσεις, δεν έρχεται πιθανά. Εμείς τι κάνουμε, τι κώνουμε φυλάδια, ας πούμε, προσκαλώντας τον κόσμο σε κάποια άλλη αίθουσα τον γράφουμε. Όχι μου, κλικιά. δεν είναι ε, ανάγκη ναι, να κάνουμε ναι, τέτοια ναι, πράγματα. Μισό λεπτό. Συγγνώμη λίγο, Κάρλο. Ναι, ναι, επικοινωνούμε ναι. Με, λίγο, λέει, επικοινωνούμε ε, πολύ απλά σαν ομάδα Θεσσαλονίκη με το Ολίμπιον και να αναβάλουμε από εκεί και πέρα. Ξέρω, τόσο δύσκολο είναι. Ακριβώ, ακριβώ. Δεν περιμένει κάποιον εκτό τη ομάδα, επί του πρακτέου εκτό τη ομάδα να σου πει, Α, τα κανόνισα όλα εγώ. Όχι, όχι. Σαν ομάδα Θεσσαλονίκη, όπω δουλεύει η ομάδα, θα δουλέψετε. Είμαι απόλυτο σύμφωνο με τον Νίκο. Ναι, ρε παιδιά, αλλά δεν είναι και την κατάσταση αυτή. Δηλαδή, να πηγαίνω εγώ να φτιάχνω κάτι και μετά να τρέχει όλη η ομάδα Αθήνα να διπλώ τσεκάρει αυτό που έκανα εγώ, επειδή εγώ δεν σκάουμπι τι να του το πω. Αυτό δεν είναι ομαδικότητα. Δεν θεωρείται μέλο τη ομάδα. Ένα τέτοιο άνθρωπο δεν θεωρείται μέλο τη ομάδα. Έλεω δηλαδή. Πρώτα προστατεύω την, την ομάδα και μετά προστατεύω το μέλος αυτό το οποίο ενδέχεται άμα του πω ότι κάτσερε φίλε πρέπει να το τσεκάρουμε αυτό, καταλαβες. Ναι, δεν μπορεί να, να... να ενημερώσει για μια αίθουσα που δεν ξέρει αν τελικά έγινε. Δηλαδή, επειδή υπήρχε και όλη αυτή η προϊστορία, δεν αποκλείεται να είναι και μπλόφα. Και να πα να κανονίσει, α πούμε, κάτι τέτοιο και τελικά να δει ότι δεν υπήρχε κάτι τέτοιο και δεν υπάρχει αίθουσα. Το Ολύμπιον δεν υπήρχε ποτέ. Για... Θα πρέπει. Ναι. Σίμω, θε να μιλήσει πρώτο. εσύ είπε. Ωραία. Επειδή είπα κάτι πριν και δεν ξέρω κατά πόσο με προσέξατε. Διαδικαστικά λοιπόν θα πρέπει να θεωρούμε ότι οτιδήποτε δεν είναι προϊόν συλλογικότητας και εργασίας των ομάδων είτε έχει να κάνει με σταθμό, είτε έχει να κάνει με επικοινωνία, είτε έχει να κάνει με αίθουσα, είτε έχει να κάνει με project δεν λαμβάνεται σοβαρά και δεν υπολογίζεται. Εάν ο κύριος Γοντά θέλει να πάει να κλείσει την αίθουσα και έχει τα κονέ για να θεωρηθεί η εργασία του προϊόν τη ομάδα και να το λάβουμε υπόψη μα και να το υποστηρίξουμε, θα πρέπει να υποστηριχθεί και να συνοηθεί με την ομάδα. Εάν έρθει από μόνο του οποιοδήποτε και πει: Α, εγώ έκανα αυτό γιατί έτσι γούσταρα, καλό κύριε, δεν έχει καμία σχέση με εμά όμω και με τη δουλειά που κάνουμε εμεί, εφόσον λειτουργεί μόνο σου. Γι' αυτό ακριβώς, λοιπόν, είχα πει πριν για την Αφίσα. Θυμάστε που μου είπατε για την Αφίσα και μου λέτε, «Εσύ που μου και λέω πρέπει να δούμε και οι υπόλοιποι για να είναι συλλογικό». Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, λοιπόν. Και ήθελα να πω πάνω σε αυτό ότι ε, θα προτιμούσα αυτούς οι οποίοι ε, εντό εισαγωγικών είμαστε αντίθετοι να είναι, τύπου, ε, να, είναι τύπου, ε, να είναι τύπου γροντά παρά να είναι τύπου... Ε, άλλων που είναι τελείω αντίθετοι με το κίνημα και το δαγματισμό. Έτσι, δηλαδή, ο τύπος ε, αποστασιοποιούμε από το κίνημα, δρώει υπέρ τους του, αλλά με εγωιστικές τάσεις, είναι η ελαφρότερη μορφή εντός αγωγικών πάλι εχθρού που μπορούμε να αντιμετωπίσουμε. Ας βγάλουμε πρώτα τα χοντρά, Ας ξεκολλήσουμε τον κόσμο από την TV, από τον δογματισμό, από τον αποπροσταναντισμό στι κανονικές αξίες που έχει και θα φτάσουμε σε επίπεδο και σε αντίληψη και με λειτουργίες επανακπαίδευσης να φέρουμε και τον Γροντάς στη θέση του. Σιμώ, σιμώ, μισό λεπτό. Φα αυτή τη στιγμή έχουμε ένα meeting απόψε, δεν έχει έρθει ο Γροντάς, έτσι. Φαντάσου τι θα γινόταν αν είχε έρθει ο Γροντάς. Το φαντάζεστε, παιδιά. Δεν μιλάμε μόνο yeah, για αυτό yeah, το στόχο. Yeah. <laughs> όχι, όχι, όχι, όχι <laughs> δεν, το περίμενε, περίμενε. Όχι μόνο αυτό. Το θέμα είναι εγώ έτσι, που έχω αυτό το γαμμένο το S εδώ, εκεί, έτσι. Και είναι η δουλειά μου δηλαδή να, να, έχω, να μειώνω το θόρυβο. Το θόρυβο, ρε παιδί μου, να έχω ένα... ένα εγώ να είμαι ο noise reduction, έτσι, να κάνω το, το, το noise reduction από το θόρυβο. Ο οποιοσδήποτε άσχετος που δεν καταλαβαίνει τι, τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο κάνουμε εδώ. Και έρχεται και προβάλλεται και, προ... και κάνει δηλαδή το, το, το, το, ό,τι του ήρθυρε, παιδί μου κάνει το αρχηγείο και του, δεν ξέρω, εντάξει, εγώ είμαι αποχρεωμένος όμως να τον απομακρύνω από την ομάδα. Λοιπόν, όταν μιλάμε για, ε, όταν έλεγε ο, ο, ο, ο, Κα, ο Κάρολος για το τι πρέπει να, να γίνει, λοιπόν, βάζω ερώτημα, ποιο θα είναι το αντιβιωτικό για τέτοιου είδου ασθένειες στην ομάδα. Ο Γιώργο <σχεδοί> <χει> ε, πιστεύω αυτό μόνο να έρθει με επανεκίνε του. Όχι, όχι, περίμενε. Όταν κάποιο δεν επανέκρευση δεν θέλει να επανεκίνησει, δεν, δεν μπορεί. Εκείμαστε Εκεί ευφασίστε. Καταλαβε, προτιμώ να, να απομακρυνθεί από εμά, από έτσι παρά να, να του πω κάτσε διάβασε και να μην διαβάζει. Βασικά δεν, μπο, δεν μπορεί να, να του κάνει έτσι; άμα, άμα δεν θέλει. Λοιπόν, ε, είναι όχι, το μόνο που μπορεί να, να κάνει. Όχι, όχι. όχι να προτείνει, να, να προτείνει. Υπάρχει και το πάντο 24, 48, 48 μια εβδομάδα και για πάντα. Πάντως, το, για το συγκεκριμένο πρόσωπο, μια και αναφέρεται, ας πούμε, ε, δεν υπάρχει περίπτωση επανεκπαίδευση. μιας και νομίζει ότι δεν υπάρχει κανένας πιο εκπαιδευμένο από αυτόν. Νομίζει ότι είναι ο μόνος που έχει καταλάβει το κίνημα σε όλη την Ελλάδα. Οπότε δεν μπορείς να ασχοληθείς με, αυτό το, με αυτόν, με αυτό το θέμα. Δεν μπορείς να πας να το πεις, τι, κάτσε διάβαση. Γιατί θα σου πει εγώ όταν τα διάβαζα εσύ που ήσουν Ωραία. Τ ε... ε... Νομίζω ότι οι ίδιε οι διαδικασίε που κάναμε ήδη τον έχουν βγάλει από τη θέση του. Δηλαδή το ότι δεν είναι πια συντονιστή για μένα είναι μεγάλο βήμα αυτό που καταφέραμε. Έτσι. Ε, απλά το θέμα είναι από εδώ και πέρα, ας πούμε, τι κάνουμε με τη συγκεκριμένη θέση απλού μέλου που έχει εντάξει, και με τι δυνατότητε που έχει. Απόλυτα, 30 segundos. Mm. Συγγνώμη, μία μικρή ερώτηση στον Απόλου, δεν χρειάζεται να μου απαντήσει τώρα. Ε, Απλώ είναι και για του υπόλοιπου. Ε, από όλο καλώς κακώς αυτή τη στιγμή ε, είμαστε, θέλουμε δεν θέλουμε, είμαστε αντικρουόμενοι. Είμαστε αντικρουόμενοι στον δογματισμό και στις παγιωμένες αντιλήψεις που ε, φορείς αυτών και εκφράσεις αυτών είναι κάποιοι άνθρωποι. Εντάξει, εντάξει. Από εκεί και πέρα κάνουμε μία ιεράρχηση στους, στους επικινδυνότερους που έχουμε απέναντι Ποιος είναι ο επικινυνότερος. Αυτόν θα πλήξεις πρώτα. Για ποιο λόγο. Γιατί θα σε πλήξει αυτός. Δεν θα σε πλήξει τόσο πολύ ο φώτης όσο σε πλείται κάθε μέρα μία δογματική ιδέα η οποία, ας το πούμε, εκφράζεται μέσω κάποιων ανθρώπων. Τους ανθρώπους αυτούς και το σύστημα αυτό θα να αλλάξει. Ας το γροντά, ας φύγει ο γροντάς, θα φύγει από μόνος του. Είναι αμεληταίος εχθρός ο αυτή τη στιγμή, μπροστά σε αυτούς τους μεγάλους που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Αποπροσαναντιζόμαστε από το κανονικό μας στόχο, που είναι ο μεγάλος εχθρός. Να, σε πιστεύω... θέμα τώρα. Sorry, yeah. Εγώ πιστεύω ότι αν να καταστρέψεις κάτι, ο καλύτερο τρόπο να το κάνεις είναι από μέσα. Να κάνω μια ερώτηση σήμα, υπάρχει περίπτωση να είσαι δογματικά συμπαθής απέναντι, στο... να, έχεις, ε, να είναι η συμπαθία σου ο Γροντάς, όχι συμπαθία σου, να έχεις μια συμπάθεια απέναντι στο πρόσωπο του Γροντά, αυτό δεν δε, δε το θεωρείς δόγμα, γιατί άλλο η συμπάθεια που έχουμε, και εγώ το συμπαθώ, είναι καλός άνθρωπος, βγαίνουμε έξω και αυτά, και γελάμε και αυτά, αλλά όταν ε, η ομάδα του, η ομάδα στην οποία είναι μέλος έχει πρόβλημα, δεν μπορείς να, να, να, να κοιτάξει, δε, δεν, μπορεί, δεν έχεις την... Δεν έχει την πολυτέλεια να τα κοιτάξει αυτά μαζί. Πρέπει να τα διαχωρίσεις. Επίση, παιδιά, υποδείξτε ότι τώρα το θέμα τη συζήτηση είναι η συγκεκριμένη συμπεριφορά γενικά. Έτσι. Αν θέλετε να αλλάξουμε θέμα και να δούμε πώ θα αντιμετωπίσουμε του πολιτικού, αυτό είναι άλλο θέμα. Εντάξει, δεν είναι το ίδιο. ίδια. αντιμετωπίζουμε. επιτρέψει, εγώ θα ήθελα να, τους... να παρακαλέσω όλου όσοι είναι εδώ πέρα τώρα και ακούνε να αλλάξουν λίγο τη συμπεριφορά τους στα Google Groups και στα φόρουμ, Επειδή όλα ξεκινάνε από το εγώ και από μας και επειδή είναι γελίο σαν κίνημα και σαν άνθρωποι να πρεσβεύουμε την αλλαγή εκ των έσω αλλά να κοιτάμε μονίμως το τι κάνουν οι άλλοι θα ήθελα να σας παρακαλέσω όλους να προσέξετε πάρα πολύ στην επόμενη διαμάχη η απάντηση την οποία θα προσπαθήσετε να ξεκινήσετε ή που θα σας προκαλέσουν να ξεκινήσετε. Γιατί Μπορώ και εγώ άνετα να αρχίσω να σα προκαλώ. Το αν όμω θα απαντήσετε και θα εμπλακείτε ή αν θα με αγνοήσετε, είναι καθαρά πάνω σε εσά. Και πιστέψτε με, είναι πολύ πιο αποτελεσματικό να με αγνοήσετε, σαν να μην υπάρχω. Έτσι, και α νιώσετε ότι θίγετε λίγο το εγώ σα παραπάνω, γιατί σα την είπαν ή γιατί σα προκαλέσανε. Είναι πολύ πιο αποτελεσματικό να με αγνοήσετε όλοι, μία, δύο, τρει, γιατί στο τέλο θα βρεθώ και θα σηκωθώ να φύγω από μόνοι μου. Από το να μου δώσετε τροφή, να διονύσω αυτή την κατάσταση. Και αυτό δεν πάει πάλι σε ένα άτομο, πάει για όλες τις περιπτώσεις. Θα πρέπει αυτό το πράγμα να μας γίνει συνήθεια, να γίνει τρόπος δράσης. Εγώ συμφωνώ με τον Κάρολο, πάρα πολύ σε αυτό που λέει, αλλά είναι για τα λόγια, έτσι. Να μου πει κάτι και να μου απαντήσω, Οκ. Okay. Αλλά όταν αυτό το άτομο προχωράει σε πράξεις, ναι εντάξει, αν κάποια πράγματα εκτροχιαστούν, υπάρχουν πολλέ διαδικασίε που μπορεί να ακολουθήσει. Στην τελική, να σου πω κάτι, εάν τα πράγματα ξεφύγουν κι άλλο, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να ζητήσω έγκριση ή δεν ξέρω ποιοι άλλοι θα συμφωνήσουν μαζί μου να φτιάξω ένα case και να τελειώσει η υπόθεση εκεί πέρα. Να μην την πάω και πάρα πολύ μακριά τη βαλίτσα, εφόσον οι ενέργειε οποιοδήποτε μεμονωμένου ατόμου προσβάλλουν ή θίγουν το σύνολο του κινήματο. Άμα γίνεται αυτό από τώρα, μπορεί να φτιάχνει και εσύ και από τώρα. Δεν ξέρω τι... η ομάδα τη Θεσσαλονίκη, παιδιά τι λέτε. Εγώ προηγουμένω θέλω να κάνω μια πρόταση. Συγγνώμη, μου σου διακόπτω. Ε, εφόσον αυτή τη στιγμή λειτουργούμε επίσημα, σαν ελληνικό τσάπτερ, και εφόσον αυτή τη στιγμή καταγράφονται όσα λέμε στην ουσία, μπορούμε αυτή τη στιγμή να καταγράψουμε αυτά που προτείναμε. Η δική μου πρόταση. Εφόσον μα ενοχλεί τόσο πολύ η συμπεριφορά κάποιου μέλου. Όποιο και να είναι αυτό, ασχέτω αν είναι ο κύριο ή εγώ, είμαστε υποχρεωμένοι για να μην υπάρχουν περαιτέρω προβλήματα στο, στο κίνημα, να διατυπώσουμε ακριβώ αυτό που είπε, κλεάρχε, το Case, την, την υπόθεση. Το έχω προτείνει επανειλημμένα και στα groups. Για κάποιο λόγο δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν μπορώ μόνη μου να καθίσω να συντάξω ένα Case. Πρέπει να καθίσουμε όλοι μαζί σαν ομάδα. Οπότε, η μοναδική μα ευκαιρία είναι να το κάνουμε εδώ επίσημα. Αυτό θέλει να πω πριγμένως με πρόλαβες. Παιδιά, επειδή ακόμα δεν έχει φανεί το αποτέλεσμα αυτής της αδιαφορία. προσωπικά προτείνω να, εξακολου... να δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα. Ας πούμε, βλέπετε, ήδη έχει ξεφύγει τελείως για... από την ομάδα. Εάν υπάρχει ομάδα που λειτουργεί κανονικά, χωρίς να παρεμποδίζεται από τις παράπλευρες φωνές και κραυγές του, Εντάξει, απλά θα διαφθορίσουμε και θα συνεχίσει η ομάδα να λειτουργεί όπως πρέπει. Αν δούμε μέσα σε επόμενο σύντομο χρονικό διάστημα, ότι τα πράγματα πάνε να εκτροχεστούν, εννοείται ότι θα γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά για σήμερα, ας πούμε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Να συμμετεί για τα πρακτικά. η αδιαφορία. διαφορία, Απλά να είναι κλάδι ως έγκριση. Είναι κλάδο ότι επειδή κανένα δεν απαντάει, άρα δεν υπάρχει σε αυτά που λέει και η συνεχίσει κατάλαβα. Ακριβώ αυτό φοβάμαι εγώ, ε, γι' αυτό πρότεινα και αυτό προηγουμένω. Επίση τώρα δεν χρειάζεται μέσω να καθίσουμε δηλαδή να καθίσουμε όλοι μαζί και να συντάξουμε αναγκαίε. Δεν υπάρχει λόγο, αυτή τη στιγμή όπω είπε και η συγκράτρια. Απλά μπορούμε ό, κάποια όρια. Έτσι να βγουμε αυτό, αυτό, αυτό θέλουμε να ισχύει και αυτό θα ισχύει από σήμερα. Και αν δεν συμπορφωθεί, τι γίνεται. Θα φάω ξύλο, θα διώξει. Εβημαδεί, ξέρω εγώ. Λοιπόν, ε, παράδειγμα από τι γίνεται και, και σε άλλα chapters. Ε, οι admins, γενικά ρε παιδί μου, στην, στην Ελλάδα, στο κανάλι εδώ, στο ελληνικό και αυτά, είναι πάρα πολύ μαλακοί. Ε, είμαστε πάρα πολύ μαλακοί. Ε, να σας δώσω για ένα, ένα παράδειγμα. Οι Έλληνες κάτι. είμαστε ήμω πρέπει το ξέρουμε αυτό. Με τα Ελλάδες θα πρέπει να είμαστε. Τέλο πάντων, ε, σε, παράδειγμα στα meetings, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. κάποιο που, που δεν το γνωρίζουν, βέβαια, έτσι. Αν κάποιος γρα, κάνει και γράφει μαλακίες, ξέρω εγώ, ε, φεύγει, τον κάνουν κικ. Βέβαια, ο γροντάς δεν είναι τέτοια περίπτωση. Ο γροντάς είναι άλλη περίπτωση. Ε, το θέμα είναι ότι βλέπουμε αν υπάρχει ερπίδα στο να αλλάξει. Από τη στιγμή που αποκλειστεί αυτό, προσπαθούμε να να προσφέρουμε στην υπόλοιπη ομάδα όσο το δυνατόν λιγότερο θόρυβο από αυτόν. Πώς, με το να κλείσουμε την πηγή. Μπορεί να θέλουμε να, να κλείσουμε την πηγή βάζοντάς του μία προειδοποίηση, να του πούμε, ε, κοίτα φώτη, επειδή δεν μας ακούς και μας γράφεις εκεί που ξέρεις, ε, θα, σε έξω, ε, θα σε εκτός για μία εβδομάδα, παράδειγμα, έτσι. Να πω λίγο κάτι. λίγο. Okay. Ε, εγώ απλά θέλω να καταλάβω ποιο είναι το πρόβλημα από τη στιγμή που ψάχναμε αίθουσα για να προβληθεί η ταινία και ο φωτεινό είχε τι διασυνδέσει και τι ε, χρησιμοποίησε. Βρήκε την αίθουσα και μα είπε: Ότι έχω κλείσει το Λίγκο για να βγάλω ημερομηνία και δεν διαφωνεί κανέναν αυτό γιατί είναι η καλύτερη επιλογή τη ταινία που μπορούσαμε να έρθουν ε, Τι κακό έχει αυτή η πρωτοβουλία, αυτό δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, εγώ άμα μπορούσα να πάρω κάποια τέτοια πρωτοβουλία και να το χρησιμοποιήσω προς τη ομάδες, θα το έκανα, δεν νομίζω ότι είναι κάτι καλό. Το κακό είναι να μην έρθει και ο Πρωθυπουργό και ο Άνθιμος στην προβολή, Αντώνη. Ε, Αντώνη ε, το πρόβλημα δεν είναι το να πάρει μία πρωτοβουλία που θα ωφελήσει τους πάντες, αλλά όταν πας, για παράδειγμα, να κλείσεις μία αίθουσα χωρί να έχει Εγκριθεί η ημερομηνία από όλου τελικά και να έχουμε δει εάν όντω είναι σωστέ οι ημερομηνίε, οι διαδικασίε, αν όντω βγαίνουν οι χρόνοι, για να πάρει το OK και μετά πήγαινε, κλείσε ό,τι θέλει, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Ναι, το δεν τέθηκε θέμα, είναι. δηλαδή. Δεν τέθηκε θέμα ότι. Ε, ε, εγώ του το είπα κιόλα, γιατί έκανε ένα post σήμερα και είπε ότι κανόνησα για να προβληθεί και στα media το, η ταινία του Peter Joseph. Του, είπε, του είπα. Σε αυτό. Μπράβο σου, σωστή πρωτοβουλία μαζί σου. Γιατί, γιατί το υλικό που θα προβληθεί είναι εγκεκριμένο. Όπου και να προβληθεί, όπως και να προβληθεί, τόσο θα προβληθεί στη, σε τό κανάλι με συγχωρείς, δεν πρόκειται να βλάψει. Είναι ok. Το να βάλεις όμως μία ημερομηνία, να κλείσει μία αίθουσα από μόνο σου πρώτος, πρωτοβουλία, να το συζητήσει για μένα είναι θέμα. Ναι, Το θέμα είναι όμω ότι αυτό ήρθε τη διασυνδέση εκτύπωσε ο ίδιο. Και αν ε, αλλάξει η ημερομηνία ή κάτι άλλο, ο ίδιο μπορεί να αναλάβει να ε, αλλάξει με την ημερομηνία με την οποία θα γίνει προβολή τη ταινία. Έτσι δεν είναι. Ναι, καταλαβαίνω. Το να πει την ταινία, Κάρολε, δεν είναι απόλυτο. Είπε ότι η ταινία είναι εγκεκριμένη. Όχι, δεν μιλάω γι' αυτό. Για κάποια αποσπάσματα από ομιλία του Peter Joseph. Για κάτι που έγραψε σήμερα, αναφερόμουντα. Ναι, νομίζω ότι αναφέρθηκε στο moving forward. Όχι, όχι. Είπε για κάποια συνέντευξη του Πίτερ Τζόζεφ ότι θα μπορέσει να τη δείξει σε κάποια μέσα. Τέλο πάντων, και του είπα πολύ ωραία. Οποιαδήποτε προβολή τέτοιου είδου που είναι υλικό που έχει περάσει και το ξέρουμε, είναι οκ. Okay. Να σου δώσω ένα παράδειγμα, Αντώνη. Κάπου ε, ο Φώτη έχει για παράδειγμα το, το, ένα λογαριασμό στο GM Chapters. Έτσι. Ε, λέει. Uh, friends, uh, I, I, I managed to book, uh, you know, λέει uh, ρε παιδί μου, για ότι κατάφερε να κάνει αυτό και αυτό και αυτό και αυτό. Και λέει από κάτω Θεσσαλονίκη, κρίση. Λοιπόν, ο Φώτης έχει προβλήματα με την πλειοψηφία τη ομάδα. Λοιπόν, όχι μόνο αυτό, είναι ε, βλέ βλέπουμε όλοι μα τώρα ότι τι διαδικασίε δεν, δεν τι ακολουθεί. Δεν μπορεί κάποιο να σου λέει, κοίτα να δει παιδιά, για να μην χαθούμε, έχουμε κάποια διαδικασία και να έρχεται ένα άλλο να τα κάνει bypass όλα, να κάνει του κεφαλιού του με, και να περιμένει να του πεις και μπράβο, μπράβο για το αποτέλεσμα, αλλά δεν μπορείς να ε, αντιπροσωπεύεις ένα κίνημα τη στιγμή που πρώτον δεν έχεις, την, δεν, δεν έχεις καλές γνώσεις για το κίνημα, αποδεδειγμένο ο Φώτης δεν έχει καλές γνώσεις για, για, το, για το κίνημα και δεύτερον, εάν δεν έχει την έγκριση της ομάδας στην οποία ε, συ, συμμετέχει. Πιστεύω αυτά δεν είναι διαφωνίες, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τώρα, το να... αυτά, αυτά που σου λέω εγώ δεν, δεν είναι απόψει μου. Είναι πώς δουλεύουν οι ομάδες. Δηλαδή, οποιαδήποτε παραφωνία, σε, όλη αυτή την, σε όλο αυτό το, το συγκρότημα, αν θες, σε όλη αυτή τη, τη συμφωνική ορχήστρα, η οποιαδήποτε παραφωνία ακούγεται πολύ άσχημα. Να πω κάτι, να πω ένα παράδειγμα για να καταλάβουμε όλη τι. Τη... Που πάμε τώρα έτσι, γιατί δεν μιλάμε τώρα συγκεκριμένα για το φωτι. Εγώ προχωράω πιο πέρα. Κάποια στιγμή θα έρθουν και άλλα μέλλον στο κίνημα τα οποία μπορούν να έχουν πολύ περισσότερε διασυνδέσεις. Ένα παράδειγμα, αύριο γίνεται μέλο ο κανάκι. Και α πούμε ότι έχει κάποιες στοιχειώσει γνώσεις του κινήματο. Έχει σίγουρα διασυνδέσεις, έχει σίγουρα κονέ, έχει σίγουρα τι επαφέ. Αυτό όμω, πριν κάνει τι επαφέ ή, ή τι διασυνδέσει αυτέ, πρέπει λογικά πρώτα να συμβουλευτεί το κίνημα. Να μην πω τώρα το, το national, δηλαδή εδώ πέρα, εμάς, πρώτα απ' όλα. Και μετά να ζει την άδεια από άνω. Αλλά ο Φώτης δεν έκανε ούτε τη μία διαδικασία, ούτε την άλλη. Σπαρέκαμψε όλες. Εκείνη το πρόβλημα. Και εκτός αυτού, δεν θα μπορούσε να δράσει ατομικά. Δεν, δεν είναι λογικό να δράσει ατομικά. Έτσι? Δεν, το, δεν το βλέπω εγώ σαν ε, μέσα στο συλλογικό πνεύμα του κινήματος. Ναι. Πες, πες. Ε, ναι, εμένα αυτό που με ενοχλεί. Είπα και πριν, δεν ήσουν εδώ, Ντόνα, ότι χάρηκα πάρα πολύ με το Ολίμπιον. Το θεωρώ ιδανική αίθουσα. Αλλά δεν καταλαβαίνω ας πούμε, γιατί δεν ήρθε την Παρασκευή στη συνάντηση να μα τα πει και διέκρινα ένα σνόβι, στυλάκι, του στυλ. Δεν μου αρέσουν οι συναντήσει. Μα εφόσον έλαβε κάτι τόσο σημαντικό, πρέπει να ενημερώσει την ομάδα για τα πάντα. Αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε με τι αφήσει, δεν ξέρουμε τίποτα γιατί ο φώτη δεν μα ενημερώνει, α πούμε. Ναι, σε αυτό δεν είναι, δει. Δηλαδή, το συμφωνώ ότι θα έπρεπε να υπάρχει περαιτέρω ενημέρωση. Απλά εγώ λέω το εξή απλό. Εμεί ψάχναμε αίθουσα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εξολοκλήρωτο πρωτοβουλία του φώτη. Θέλαμε μια αίθουσα για να προβληθεί το moving forward. Και απλά ο φώτη πάνω σε αυτό που θέλαμε, σαν ομάδα, πήρε μια πρωτοβουλία και έτεινε μια αίθουσα την οποία. Απλά μα την ανακοίνωσε βέβαια. Αλλά αν, υπήρξε, αν υπήρχε διαφωνία από την ομάδα, φαντάζομαι ότι δεν θα προχωρήσει αυτό το σχέδιο του φώτη, έτσι δεν είναι. Αντώνη, να το πω λίγο αλλιώ, ρε φίλε ε, τώρα εδώ ε, είναι καθαρά προσωπικέ απόψεις και ενδεχομένως, ήμαν όχι ενδεχομένως, αλλά λάθος παιδιά βρίστε με. Αλλά Αντώνη, πόσο σίγουρος είσαι ότι όντω την έχει κλείσει αυτή την έτσι και δεν το είπε απλά έτσι για να το πει. Δεν είμαι σίγουρος, αλλά δεν κάθομαι καν να μπω σε συνειμοσιολογίες, δηλαδή άμα γίνει κάτι τέτοιο, τότε μπορώ να πω ότι ναι ότι έχει κάνει μαλακία, sorry να έχει τη Ναι. Οκ, okay. τέλος πάντων, για να μην μακριγορούμε. Εδώ πέρα είμαστε μια ομάδα ανθρώπων, στους οποίους αρέσουν να συνεργάζονται, να μοιράζονται και να λειτουργούν σαν ένα. Αυτό είναι το πνεύμα του κινήματος. Αυτό είναι το... οι διδαχές, α το πούμε έτσι. Οτιδήποτε άλλο, από την πλειοψηφία, τη συντριπτική του κινήματος, δεν είναι αποδεκτό ασύν συμπεριφορά. Αυτό το πράγμα θα πρέπει... Κάπως να το κατανοήσεις, ίσως διαβάζοντας περισσότερο, βλέποντας το πώς θέλουμε να λειτουργούμε σαν άνθρωποι, ίσως τότε αν το διαβάσεις και το ψάξεις λίγο, καταλάβεις λίγο περισσότερο το τι λέμε και γιατί το λέμε. Θα ρολοί, τώρα λίγο σαν το φώτι, θα πρέπει γιατί να ξέρω περισσότερα πράγματα για να εκφέρω την προσωπική μου άποψη. αυτό. Αλλά... Όχι, όχι. Επειδή... Δεν λέω για την προσωπική σου άποψη. Μπορείτε να την έχει και να τη λες όπω θέλει. Αλλά όταν λειτουργεί σε μία ομάδα, σου εξηγώ πώ λειτουργεί αυτή η ομάδα. Ναι, σε γενικέ γραμμέ, συμφωνώ με όλα αυτά που λέτε. Εγώ μιλάω με, για τα συγκεκριμένα παραδείγματα. Δηλαδή, σήμερα αυτή τη στιγμή συζητάμε για μία αίθουσα γιατί έχει κλειστεί η οποία για μένα καλώ πήρε την το από τη γιατί η ομάδα έψαχνε αίθουσα. Έψα. Αυτό λέω. Δεν λέω κάτι παράλογο. Αντώνιο να θέλω να μιλήσω. Σχολεία πάνω σε αυτό βασικά δεν έχει να κάνει μόνο με την αίθουσα δυστυχώς, έχει να κάνει και με αρθρογραφία όπως έχει πει ο ίδιο και εκεί νομίζω υπάρχει μια ε, λίγο διαφορετική περίπτωση, δηλαδή όταν κάνεις αρθρογραφία από το κίνημα και πολλά μέλη έχουν αμφιβολίες για το πόσο πραγματικά γνωρίζεις ε, τις αρχές οποίε προσπαθούμε τέλος πάντων να διαδώσουμε ε, εκεί είχε τέτοι θέμα ζημιάς ε, προς ε, το κίνημα γενικότερα έτσι ναι, η αρτρογραφία που λέω ό,τι γίνεται, νομίζω ότι δεν, δεν είναι αναγκαστικό που πρέπει να είναι ομαδική εργασία. Δηλαδή με την ίδια λογική και εγώ λέω σε όλου τους φίλου μου για το Zeitgeist. Τι θα έπρεπε δηλαδή, επειδή δηλαδή μπορεί να, να είναι η προσωπική μου άποψη να το σφέρω μπροστά στην ομάδα και να, να, να τη γίνει μία παρουσίαση από αυτούς. Εάν ήσουν απέντων που μιλάμε, δεν έχει να κάνει με το... να το πούμε στου φίλους μας, έχει να κάνει ότι αν το βγάζουμε στα ΜΜ σε κάποιο φόρια ή σε κάτι τέλο πάντων πιο επίσημο, ε, θα πρέπει να ε, ε, έχουν αξιοψηφικό σε αυτό που θέλουν να μεταδώσουν προ Οπότε θα πρέπει να πάρουμε feedback από τα μέλη τα οποία ξέρουν αρκετά πράγματα πάνω σε αυτό. Το να το πούμε στου φίλου μα, ναι, μαζί σου. Okay. Εδώ Κύριε, ή... με λίγο, να αναφέρω εδώ τι είπαμε πριν, γιατί μάλλον ο δεν ήταν εδώ. Είπαμε για ενέργειε που αφορούν την ομάδα, δελτία τύπου, επικοινωνίε με κλεγμένου φορεί, υπηρεσίε κτλ. Οφείλουμε να το κάνουμε ομα, ομαδικά. Δηλαδή, δεν, μου, δεν μου, ε, ακολουθώ την ιδέα που μου ήρθε στο κεφάλι επειδή έχω τις διασυνδέσεις. Πάω πρώτα από την ομάδα και παίρνω feedback, ούτως ώστε να, να γίνει επαρκός και με ακρίβεια. Πες από Apollo GT. Εντάξει, το ανέφερες. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι άλλο να εκπροσωπείς τον εαυτό σου και άλλο να εκπροσωπείς την ομάδα ή το κίνημα παγκοσμίω. Και σε media όταν πας και Παρουσιάζει το κίνημα, είναι σαν να εκπροσωπεί τι ιδέε ε, όλου του κινήματο. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό χωρί να υπάρχει επικοινωνία και εκ των έσω να αρνεί να συμμετάσχει σε διαδικασίε τη ομάδα ή του κινήματο. Και παιδιά, πρέπει είναι να το... βγει ένα ε, κανόνα: να λέμε ότι κάποιο μπορεί να το κάνει αυτό ή δεν μπορεί να το κάνει. Όχι να κρίνουμε του αποτελέσματο. Α, άμα μα κάτσει καλό το αποτέλεσμα, τότε οκ, okay, θα του πούμε μπράβο. Ενώ άμα δεν μας κάτσει καλά, θα το πούμε, δεν έπρεπε να το κάνεις μόνος. Πρέπει να δούμε μια απόφαση, ας μπορεί ή δεν μπορεί κάποιο να παίρνει κάποιες πρωτοβουλίε. Ακριβώς, ακριβώς. Και ήμασταν παιδιά, έχουμε φύγει από το θέμα, γιατί ε, είμαστε... Ε, επειδή ξέρουμε τι, τι γίνεται τώρα, έτσι, τι μπορεί και τι δεν μπορεί να κάνει κάποιο ατομικά, ε, καλό είναι να βάλουμε κάτω και να, να, να, ό, να στοιχειοθετήσουμε ένα είδους διαδικασία. Δηλαδή, είναι, αυτό θεωρεί, θεωρείται ότι συμβαίνει κάποια στιγμή. Είναι κάτι, ας υποθέσουμε ότι είναι μία ασθένεια έτσι, της ομάδας. Πώς λειτουργεί η ομάδα, πώς αντιδράει η ομάδα. Ποια, ποιο είναι, τι είναι τα, τα αντισώματα που δημιουργεί η ομάδα. Οι κυρώσει, άμα θέλετε. Τι, τι θα γίνει. Ναι, εγώ απλά λέω ότι καλό είναι να υπάρχουν συλλογικές αποφάσεις και ομαδικές εργασίες και προβολές. Αλλά αν κάποιο έχει τη δυνατότητα, θέλει, να συμμετέχει σε αυτέ, έχει καλώ, βοηθάει την ομαδική δουλειά. Ε, αν δεν θέλει, πάλι δικαιωμάτι. Τώρα από εκεί και πέρα, αν οποιοδήποτε έχει προσεκτικέ επαφέ, έτσι δηλαδή, και εγώ μπορεί αύριο μεθαύριο να πάω σε μια άσχητη εκπομπή στο ραδιόφωνο, καλεσμένο γιατί δουλεύει δηλαδή, κάποιο φίλο μου εκεί πέρα και να αναφέρεται για το κίνημα Ζαϊτζάιτζα από μόνο μου. Δεν μπορεί να αναφέρεται σε κάποια επαφή με κάτι άλλο. Αυτό δεν είναι δημόσια προβολή, και δεν, δεν έχω το δικαίωμα να πάρω μια τέτοια πρωτοβουλία για να, για να προωθήσω τη σιδέα του κινηματο. Άλλο αυτό και άλλο να προβαίνεις συντονισμένες ενέργειες προς αυτή την κατεύθυνση χωρίς να λαμβανει υπόψη σου κανέναν απολύτως από την υπόλοιπη ομάδα. Το καταλαβαίνεις αυτό, Αντώνη? Εξάλλου, δεν μπορείς να πας στο, στο ραδιόφωνο σαν εκπρόσωπο του κινήματο. εάν δεν είσαι μέλος ε, της, ε, της ομάδας επικοινωνίας, όπως το λέγαμε πριν, καταλαβαίνεις. Να σου το πω από άποψη αποδοτικότητα. Θεωρούσε να... yeah. ότι θα ήταν καλύτερο, δεδομένοι ότι ξέρουμε ας άτομα γνωρίζουν καλύτερα πάνω τα yeah. θέματα που πραγματευόμαστε να πάει κάποιο άτομο από αυτά προκειμένου να έχουμε καλύτερη διάδοση πληροφορίας. Συμφωνώ ρε παιδιά για την ομαδική δουλειά. Ε, εγώ είμαι υπέραχης, από αυτό που δουλεύουμε ομαδικά. Ε, και μια δική μου πρωτοβουλία που ήταν για το βίντεο δε, που ήταν να κάνει η ομάδα Θεσσαλονίκη, Ήρθα και την παρουσίαση στην ομάδα γιατί δεν ήθελα να κάνω ένα βίντεο από μόνο του. Ήθελα, ένα... ήθελα να κάνουμε ένα βίντεο σαν ομάδα. Αλλά παρόλα αυτά, αν εγώ ήθελα αςούμε, να κάνω ένα αντίστοιχο Ζαϊτ Γκάιστ Ελλάδα, κάπω έτσι, ε, και με προσεκτική εργασία, καθαρά να το κάνω από μόνο μου. Αυτό τι σημαίνει, ότι με το απαγορεύει κάτι που δεν έχω δικαίωμα προσεκτική άποψη. Μπορεί κανένα άλλο να μην συμφωνεί. Κοίταξε να δει. Εδώ ακριβώ είναι το θέμα. Το έβαλε πολύ σωστά. Εάν θέλει να κάνει κάτι που θα προωθήσει τι σχεδέ του κινήματο σε αυτό το επίπεδο, πρέπει να λάβει υπόψη του τη γνώμη τη ομάδα. Αν δεν θέλει να λάβει υπόψη του τη γνώμη τη ομάδα, δεν, δεν, δεν μπορεί να το πει, δεν μπορεί να μιλήσει σε ονόμα του Zitge, δεν μπορεί να κάνει τίποτα που να περιλαμβάνει τη λέξη Zeitgeist, Εάν κι εφόσον δεν σε ενδιαφέρει και αποκλείσει τη συνεργασία τη ομάδα. Άλλο είναι να μου έρθει μια ευκαιρία ρε παιδί μου έτσι συγκυριακά του τύπου όπω αυτό που είπες με την ε, ραδιοφωνική εκπομπή, πήγα για άλλο λόγο και όπου θα πετάξω και δύο πόντε μέσα. Και άλλο είναι να, ευκαιμένα να αποφύγω την ε, συνεργασία με την ομάδα. Αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Ε, και πω, κάτι συγγνώμη, Κόσα. Αν... Μισό, μισό, μισό. Ε, απλά να πω ότι το θέση είναι μικρό πολύ καλά, Αντώνη. Δεν μπορώ να πω της προσωπικής απόψης. Θεωρώ ότι αν πάω σε ραδιοφωνική εκπομπή, και επίση, ρητά ότι αυτέ είναι οι προσωπικέ μου απόψει, νομίζω δεν δείχνει το ζήτημα πώ να το κάνει. Ναι, αυτό ακριβώ λέω. Αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω εγώ, ω εκπρόσωπο, είναι ο φόπη ε, στην, ε, στην επαφή που είχε για την αίθουσα του Ολίμπιον ή για την αυτογραφία και το καθεξή. Δεν, δεν μπορώ να ξέρω, ω τι παρουσιάζεται με αυτό. Επομένω, δεν μπορώ και να κλείνω αυτή την κατάσταση, έτσι, αν είναι. Και επειδή έφερε ναι, σε ένα σφαράδι ε, Σίμονα Δευτερόλεπτο, επειδή έφερε ένα παράδειγμα και θέλω να είμαι πολύ συγκεκριμένο για να πάρει την απάντησή σου. Είπε κάτι ότι αν εγώ θέλω να φτιάξω ένα βίντεο, κτλ., κτλ., στην τελική μπορεί να φτιάξει το βίντεο, να κάνει ό,τι θέλει, αλλά πριν δημοσιεύσεις το βίντεο, θα πρέπει να το δείξει στην ομάδα και ρισκάρεις να απορριφθεί γιατί μπορεί να έχει οποιοδήποτε υλικό το οποίο δεν συμβαδίζει με τα, με τα του κινήματο. δεν σε εμποδίζει κανεί να φτιάξει το βίντεο. Θα σε εμποδίσει όμω αν πα το προβάλλει και υπάρχει υλικό το οποίο δεν είναι σωστό μέσα. Ε, όταν έτσι θα σε εμποδίσει, τι εννοεί, ε, Θα πάει να το πιάσει το χέρι να το πάρει από το CD player να μην το παίξει. Ε, Παιδιά, τώρα αυτό για το ZiD guys ήταν λάθο. Πες Αυτό για το, ε, το ZiD guys τώρα ήταν τελείω λάθο. Ε, ε, ε, ξέφυγα από τον ελληνικό μου. Δεν εννοούσα να κάνω ένα βίντεο και να το ονομάσω ZiD guys. Να κάνω ένα βίντεο τύπου ZiD guys, πούμε, λέω ένα παράδειγμα έτσι. Και θα προνομάσω οπωσδήποτε, βάλω ένα οποιοδήποτε όνομα και μπορείτε να αναφέρετε τη λύση για το Venus Project, όπω γίνεται στο ZFGuys. Και μπορείτε να μπείτε και στο ZFGuys.com ή να αναφέρετε ότι η ιδιότητά μου είναι, είμαι, ξέρω εγώ, σκηνοθέτη και μέλο του κινήματο ZFGuys. Ναι, αυτό μπορεί να το κάνει. Αυτό δεν έχει σχέση με αυτό που έγινε, Φυσικά και μπορεί να το αναφέρει και θα είναι καλό. Αλλά όταν εκπροσωπεί το ZFGuys και το κίνημα και την ομάδα, είναι το πρόβλημα. Ε, αυτό ρωτάω. Έτσι, το... καλό, και, αν το κείμενο, και αν το βίντεο δεν είναι καλό και κάνει περισσότερο διαφήμιση παρά διαφήμιση από όλο τι γίνεται, Είμαστε ακριβώ στην ίδια περίπτωση με το φώτι. Απλώ στην περίπτωση του φώτι, καλώ ή κακό είμαστε συναισθηματικά φορτισμένοι και εδώ βλέπουμε αντικειμενικά το ζήτημα. Αντικειμενικά, ο τύπο μπορεί να κάνει, ε, κάνει τι ενεργειές που κάνει και μακάρι όλοι οι άνθρωποι να κάνουν ενεργείε περί του Zedgeist παρά να κάθονται στα γέπεδα. Εντάξει. Γιατί δεν ευριάζει, όχι, δεν εμβριάζω. Είναι ο τρόπο μου που τέτοιο. Είναι στρατιωτικό. Να φύγει από το στρατό. Εγώ... Είναι τσακουράκι. Δεν πέξε, πέξε, δευτείτε στρατό. Συγγνώμη, πε αντωνίου. <laughs> εγώ απλά ρωτάω ρε παιδιά, αν είστε τόσο ότι ο ποτης ε, τα κάνει όλα αυτά και παρουσιάζεται ως εκπρόσωπο ομάδα. Τι γκάι τη Ελλάδα, τη δεν ξέρω, τη μου οτιδήποτε. Αυτό το, γνωρίζει, το γνωρίζει, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ, εγώ εγώ, το, πρα, βασικά, επειδή παρακολουθώ και τα ZM chapters, τα διεθνές Google Group, ε, ο Φώτης συνεχίζει να αποστάρει να, να σαν να είναι ο coordinator της Θεσσαλονίκης. Και όχι μόνο αυτό, δεν αναφέρει πουθενά την ομάδα, λέει ότι I, «OK, I managed to book blah blah blah blah bla», αντί να, να το πει ο coordinator ότι η ομάδα έκανε αυτό ή ένα μέλος της ομάδας, ο Φώτης ο Γροντάς, ε, ήρθε σε επαφή με αυτό, και στο τέλος την υπογραφή λέει Θεσσαλονίκη Γκρίς. Τίποτε άλλο. Ωραία ζήτη από την παγκόσμια ομάδα προγραμματισμού να ακυρώσει το λογαριασμό και να δημιουργήσει έναν καινούριο με ένα άλλο κωδικό που θα είναι δικό σου. Και αυτό θα, θα τον έχει ο συντονισής της Αθήνας μέχρι η ομάδα της Θεσσαλονίκης να φτιάξουν καινούριο λογαριασμό. Πολύ απλό πράγμα. Κίνημα δεν είμαστε. Δεν έχουμε παγκόσμια ομάδα πληροφορικής. Πείτε να τελείωσε. Δεν θα έχουμε σε κάποιον που θέτει εκτό από αυτό το κίνημα τη δυνατότητα να, να έχει το λογαριασμό. Έχουμε μηχανισμού εν κίνημα να το αντιμετωπίσουμε. Να τόσο μηχανισμό. Στο επόμενο παγκόσμιο meeting θα βγει εκπρόσωπο Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη, ο συντονιστή και θα πει: Ζητώ ο λογαριασμό τη Θεσσαλονίκη να ακυρωθεί και να φτιαχτεί καινούριο. Απλούστε το. Ποιο έχει τα να το κάνει. Συγγνώμη λίγο, λίγο, λίγο. λίγο. Να ρωτήσω κάτι θέλω λίγο. Ε, σε αυτό το Google Group ε, είναι μονάχα charter coordinator ή μπορώ να το πω και εγώ ας πούμε Αν δεν κάνω λάθος έχω δει και άλλους ε, οι οποίοι είναι coordinators δεν, δεν είναι, νομίζω να είναι αποκλειστικά και μόνο για coordinators Απλά είναι να είναι άτομα τα οποία τα γνω, γνωρίζουν ποιοι είναι καταλαβαίς για να μην υπάρχει θόρυβος Λοιπόν, μισό λεπτό Όσον αφορά αυτό που είπε Σίμω, το κάναμε σήμερα, η, η Κατερίνα, η Ranaway, που είναι και μία από, το, από τους συντονιστές, το έκανε νομίζω σήμερα. Και περιμένει, ε, πώς το λένε, πε, πε, πε, περιμένει επιβεβαίωση. Ε, να τον κάνει και <Χοί> ο Θανάσης. Όχι, περίμενε, περίμενε. Ε, Εγώ έκανα έτσι για να γραφτώ και δεν μου έχει έτσι ακόμα, δεν μπορώ να μπω ακόμα. Αυτό λέω ότι περιμένει επιβεβαίωση. Οκ, okay, έχει. Okay. Και νομίζω ο, ο, ο Θανάσης είναι επίσης ο ε, μαζί σου, ο συντονιστής. Ναι, για πού περιμένουμε επιβεβαίωση, Πού περιμένεις η Κατερίνα να Ωραία. Μίλαμε η Κατερίνα μετά να, να σου δώσει το link για να, για να μπείτε στο Google Group των τον Παγκόσμιων τον Συντονιστών, έτσι. Οκ, okay, και άμα αυτό με έγκριση και τα λοιπά, να κάνω ένα post εκεί πέρα και να πω ότι οι συντονιστέ στη Θεσσαλονίκη είναι αυτοί και αυτοί, α πούμε. Όχι, θα σου το πω μετά το meeting. Με, με, βασικά έχει γίνει αυτό. Όχι, μισό λεπτό δεν έχει γίνει αυτό. Θα, θα, θα σου πω μετά, παιδιά, πού να στείλετε email. Λοιπόν. Η ερώτηση όμως είναι, παιδιά, εδώ, όταν, αυτός, ό, όταν κάποιος είναι μέσα στην ομάδα και δημιουργεί θόρυβο, δεν, και ό, όταν κάποιος αρνείται να, να εναρμονιστεί με, με την ομάδα, ποια θα είναι η αντίδραση της ομάδας. Ε, α, αυτό είναι το, το θέμα μας. Δεν είναι θέμα μόνο φώτης, είναι θέμα τι θα, τι θα βρούμε στο μέλλον. Γιατί ε, θα έρθουν παιδιά, θα γίνει τη πουτάνα από άτομα, συγγνώμη, θα έρθουν ε, τουλάχιστον 10.000 άτομα και περιμένουμε... Περιμένουμε τουλάχιστον, εγώ θεωρώ ότι το ένα εικοστό από αυτού να είναι ρε παιδί μου, άνθρωποι οι οποίοι να μην μπορούν να εναρμονιστούν. Τι, θα, τι κάνουμε, Το διεθνέ. Σα δίνω ένα παράδειγμα. Ε, μπανάρι. Βάζουμε, βάζουμε όρια, ρε παιδιά. Το έχουμε πει 500 φορέ. Πρέπει να βάλουμε έναν κανόνα. Γι' αυτό μιλάμε για οργανωτικά, γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά. Δημιουργούμε κάποιε ομάδε οι οποίε θα αναλάβουν αυτό το κομμάτι. Εκείνοι το ένα, οι άλλοι το άλλο. Έτσι μπορούμε να συντονιστούμε καλύτερα και έτσι δεν θα υπάρχουν αυτά τα έκτροπα. Και εφόσον υπάρχει αυτή η συμπεριφορά, συγγνώμη, αυτή η συμπεριφορά ε, στην πραγματική ζωή, όπως λέει ο σύμος, δηλαδή ε, δημοσιεύσει, επικοινωνίες και εκπροσωπήσεις ομάδας ε, την οποία δεν εκπροσωπεί στην ουσία, απλά θα υπάρχει η αντίστοιχη ομάδα υπό ομάδα, ας πούμε, η οποία θα ενημερώνει τους παραλήπτες ότι αυτά είναι προσωπικές απόψει και δεν είναι ε, εκπροσωπήσεις της ομάδας. Αυτό, ε, να φροντίσουμε, ας πούμε, σε ό,τι δράσεις κάνουμε και τα λοιπά, να παρουσιαζόμαστε ως ομάδα Θεσσαλονίκη, να, να μην φαίνονται ονόματα και πρόσωπα, ώστε οι άλλοι, όταν κάποιος φανεί κάποιο πρόσωπο, να καταλαβαίνουν ότι δεν ανήκει στην ομάδα, ότι είναι προσωπική πρωτοβουλία. Ούτως ή άλλως αυτά, εν καιρό φαίνονται όντως. Οπότε αυτό, σε πραγματική ζωή η καλύτερη λύση είναι απλά το ξεκαθάρισμα ότι ξέρεις τι, είναι προσωπική του δράση, καλή ή κακή, θετική ή αρνητική, είναι προσωπική δράση και δεν αποτελεί εκπροσώπηση της ομάδας, αυτό. Ναι, αλλά μισό λεπτό. Οπότε, λοιπόν, έχουμε στο χείμενο εισόρση και το χείμενο Πες πολύ λίγα μετά κάτι που θέλω. Ναι, αλλά, ωραία. Το θέμα μου είναι το εξή, παιδιά. Γιατί συνεχίζω και ρωτάω για το τι κάνει η ομάδα και αυτά. Λοιπόν, εγώ έχω ένα αγαπημένο πάνω, έτσι. εκεί πάνω. Έχω τώρα ανθρώπου εδώ και τόσο, τόσο καιρό που μου λένε για το φώτι. Μου λένε ο φώτι αυτό, ο φώτης εκείνο, ο φώτης το άλλο. Λοιπόν, η φόρμουλα της ομάδας πρέπει να λέει τι να κάνει ο, ο εκάστοτε moderator. Δηλαδή, όταν κάποιος έχει μια υπηρεσία, κάνει το, το moderator, οφείλει να ακούσει την, την ομάδα. Όταν η ομάδα όμω λέει μόνο τα παραπονά τη και δεν δίνει τη λύση, κάτι πρέπει να γίνει. Πρέπει να βρείτε μια λύση. Λοιπόν... Έχουμε κάποια μέσα. Ναι. Ε, λοιπόν, ε, συγκεκριμένα, ας πούμε, για αυτό το ΕΣ. Εσείς είσαι moderator στο TeamSpeak. Okay. Εσένα η ευθύνη σου είναι να επικρατεί αυτή, να αποφευθεί αυτή η φασαρία στο TeamSpeak. Για το TeamSpeak συγκεκριμένα θα υπάρχουν οι, κα, οι κανόνες, οι οποί τους οποίους τους ξέρεις προφανώς. Υπάρχουν ήδη άμα κάποιο ε, την κάνει τη ζημιά, ε, αντιμετωπίζεται. Τώρα, α πούμε, για το συγκεκριμένο άτομο, στο TeamSpeak όχι μόνο δεν κάνει φασαρία, δεν εμφανίζεται καν πλέον. Οπότε αυτό, τον moderator του, τον τον του TeamSpeak, δεν, το δεν τον αφορά καθόλου. Δηλαδή, εσύ, ας πούμε, δεν θα ασχοληθεί με αυτό το θέμα. Π.χ., εγώ, α πούμε, ότι είμαι ο συντονιστή του φόρουμ, λέω, για παράδειγμα. Εάν δεν παίρνει ο άνθρωπο στο φόρουμ και δεν προκαλεί φασαρία εκεί, εμένα δεν με αφορά αυτό. Δηλαδή, Καταλαβαίνεις, θέλω να πω, ο καθένα στο τομέα του θα, θα, βγαλει, θα αντιμετωπίσει τα μέτρα. Το αν στην ομάδα η συμπεριφορά του δεν είναι ομαδική κλπ., έχει να κάνει με την φυσική του παρουσία στην ομάδα και όχι με το αν θα τον μπανάρισε από το TeamSpeak ή όχι, γιατί στο TeamSpeak δεν έχει κάνει καμία ζημιά. Απλώς θέλω λίγο να κάνω μια ερώτηση εδώ. Ε, όταν, λέμε δεν είναι, μάλλον όταν λέμε ότι είναι ανάρμοστη η συμπεριφορά του ε, γιατί ξέρω εγώ παίρνει κάτι στροπηγόμενοι, ποιες είναι οι πρωτοβουλίε και γιατί ακριβώ μιλάμε, να γίνει λίγο το συγκεκριμένο μπορούμε. Να... Βεβαίως, έχουμε κατάχρηση χρόνου. Έχουμε, <laughs> έχουμε... Πώς να στο το πω ρε, παιδί μου, έχουμε εμ, βασικά δεν υπάρχει εναρμόνιση συνεργασίας αλλά δεν, δεν υπάρχει βα, βασικά επικοινωνία, έτσι. Τη στιγμή που μια ομάδα, εμ, σχεδό, σχεδόν όλοι καταλαβαίνουν και απαντάνε σε σχέση με, με, με το θέμα και έχεις κάποιον ο οποίος δεν απαντά σε με, με το θέμα, παραπληροφορεί και παραπληροφορείται, εμ, υπάρχει πρόβλημα. Τη στιγμή επίσης που δεν υπάρχει η θέληση για κατανόηση αυτού του προβλήματος, στην ουσία εκείνη το πρόβλημα, έτσι. Άμα δηλαδή σου, λέει, σου λένε οι φίλοι σου, ρε, ρε παιδί μου, ρε φίλε πώς οδηγείς έτσι. Και εσύ τους λες, μην ανησυχείς ρε. ξέρω εγώ, καταλαβές. Όταν εσύ δεν διορθώνεσαι, ε, εκεί υπάρχει πρόβλημα. Δηλαδή όλοι μέσα στην, στο, στο αμάξι για παράδειγμα, τώρα έφερα κακό παράδειγμα γιατί πλέον ο, ο φώτος δεν, δεν οδηγεί. Που στην ουσία δεν είναι οδηγό συντονιστή, αλλά ναι. Τέλο πάντων, εκεί υπάρχει το πρόβλημα. Θεωρώ ότι ο μοναδικό υπάρχει που υπάρχει είναι στα groups, στα Google Groups, όπου μόνο για κατεβατά δεν είναι και νομίζω υπάρχει και στις συναντήσει σα. Αν δεν κάνω λάθο, αλλά αυτό είναι δικό σα θέμα. Δεν μίλησα καταρχά για το FOCI τώρα, γιατί θα κάνω μια ποια θα είναι η αντίδραση τη ομάδα σε περίπτωση που κάτι παίρνει πρωτοβουλίε αυθαίρετα. Και λέω, αυτές οι πρωτοβουλίε είναι περιορισμένες. Μπορούμε να πούμε ότι θα παίρνουν πρωτοβουλίε σε έναν βαθμό και δεν θα παίρνουν σε έναν άλλο βαθμό. Αυτό ρωτά. Δεν είναι σαν αυτό. Ναι, ε, ναι ντώνη, σαν... αυτό εδώ πέρα καταλήξαμε προηγουμένω ότι πρωτοβουλίε οι οποίες ε, του τύπου να μιλήσω εγώ σε πέντε φίλους να, να δώσω δέκα DVD ή να κάνω πέντε απλά πραγματάκια ε, είναι επιθυμητέ, γίνεται όλοι μα να τις κάνουμε κάθε μέρα. Εγώ εκεί πέρα πρωτοβουλίες, οι οποίες ενδεχομένως να εκθέσουν το κίνημα, να το εκθέσουν, θέλω να πω, σε αρνητική έννοια. Ε, σε πολλοί κόσμο, ε, αυτό, ρε φίλ, είναι πρόβλημα. Το να μιλήσω εγώ σε τρεις φίλους μου για το Ζάιντ Γκάθ, χωρίς να ξέρω τι μου γίνεται και να λέω πέντε μαλακίες, ε, κάτριξε τα γύφθηκα. Όταν όμω δεν ξέρω ε, βασικά πράγματα και βγω και αρχίσω και μιλάω με δικέ μου πρωτοβουλίες, σε κατάλληλα και σε ραδιόφωνο και σε θεσμικού ρόλου, να το πω έτσι. Σε ανθρώπου που κατέχουν θεσμικού ρόλου κτλ., είναι πρόβλημα, αρε φίλε. Δημιουργώ πρόβλημα. Δεν ισχύει, νομίζω, στην περίπτωσή μα το. Περιστώ, κάθε δημοσιότητα είναι καλή δημοσιότητα. Κάθε δημοσιότητα, δημοσιότητα δηλαδή. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητό. <laughs> Όχι. Όχι. Εν συντομία, το ζήτημα ή... είναι ότι οι παιδιά στη φάση που είμαστε, που θέλουμε κάποια ενημέρωση. Είναι καλό, είναι μάλλον πιστεύω ορθολογικά πιο θεμητό να πει κάποιο για το Zeitgeist και α πει και δύο μαλακίες μέσα, γιατί εντάξει τα χοντρά, καλό ή κακό τα έχει. Κάνα δύο μαλακίε όπω συλλογικότητα κτλ., τα χάνει. Έτσι, α πει καλύτερα ε, δύο μαλακίες, παρά να μιλήσει για τον Μπάου που έχασε κιόλα σήμερα. Ναι, αλλά. Πάλι δεν έχω καταλάβει ποιε ακριβώ είναι αυτό οι πρωτοβουλίε που δεν πρέπει να παίρνουν. Που, που συζητάμε ότι δεν πρέπει να παίρνουν. Οι πρωτοβουλίε οι οποίε εκφράζουν. Άμα σε περνάει στην τηλεόραση. χάνεσαι, χάνεσαι. Μίλαμε για κοπέ. Ξεπάτα το κουμπί και ξαναπάτα το. Αν σε πονάει στην τηλεόραση, δεν πας. Από μόνο. Οι πρωτοβουλίε που εκφράζουν όλο το κίνημα ενώ... και όχι μόνο εσένα αυτό. Δηλαδή, μιλάμε για μέσα μαζική ενημέρωση. Ρε παιδί μου, για οτιδήποτε δημόσιο, άμα πα εκεί σαν ένα εκπρόσωπο οποιοδήποτε πράγματο, πραγ, ρε παιδί μου, πρέπει να έχει από το υπόλοιπο το, το τμήμα την, την, την έγκριση. Να έχει περάσει κάποιο. Πώ να σου το πω, Να είσαι αρμόδιο. Σε αυτό δεν εννοείται και εγώ. Να σου πω το μεριθμό. Δηλαδή, κανένα δεν μπορεί να αναλάβει να βγάλει την ευθύνη του εκπροσώπου χωρί να τον έχει ορίσει κάτι αυτό. Εγώ απλά λέω, τι πρωτοβουλίες μπορώ να παίρνω, γιατί είμαι έναν θέμα αυτό εδώ. Βαδιά, άμα μπορώ να πάρω κάποια πρωτοβουλία, ή είμαι μέσα στα πλαίσια του δεκτού αυτού του μάδου. Εσύ μπορείς να πάρεις οποιαδήποτε πρωτοβουλία θέλεις, αρκεί το αποτέλεσμα αυτής της πράξης σου να μην έχει καμία σωματική και ψυχολογική επίπτωση πάνω σε κάποιον άλλον της ομάδος. Δηλαδή, το να βγει κάποιος και να πει μαλακής για το ζέρι έστει την τηλεόραση, για μένα έχει ψυχολογική επίπτωση. Και όχι επειδή εγώ θα νιώσω άσχημα, αλλά επειδή θα βγω έξω στον δρόμο και θα μου πούνε οι φίλοι μου: Καλά, ρε Μαλά, καφέ δεν με μασεί για του τι έγραψε τηλεόραση. Άρα, από τη στιγμή που έχει ψυχολογική επίδραση πάνω μου, αυτό απαγορεύεται να το κάνει κάποιο. Είναι α το πούμε φασισμό συναισθηματικό. Ένα μικρό παράδειγμα σου έφερα. Ναι, εγώ διαφωνώ σε αυτό όμω, γιατί αν κάποιο βγει τηλεόραση και μιλήσει ω εκπρόσωπο και αυτή που παρεμπιπτόντω είναι και μέλο του Ζαϊδιά, έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει, γιατί όπω μπορεί να μιλήσει για το Ζαϊδιά ή ο κύριο Κανάκη, ο κύριο Καρδαβέλλα, ο πρεκεντέρη και οτιδήποτε, γιατί αυτό λόγο να μην μπορεί και ένα μέλο του Ζαϊδιά απλά να δει την προσωπική του άποψη, χωρί να φέρει το ρόλο του κορσόπου. Φυσικά, αν το διαχωρήσεις, το συμφωνώ αυτό, μαζί σου, γιατί σε αυτόν που θα με βρήσει, αν το διαχωρήσει είναι σωστό. Γιατί σε αυτόν που θα έρθει και θα με βρήσει θα του πω, φίλε, Ξαναδέ την εκπομπή και αυτός είπε ότι δεν είναι στην ομάδα μου. Οπότε εγώ είμαι καλυμμένος και δεν μπορεί να, μου πει, να γυρίσει μετά και να μου πει ε, λες μαλακίες, γιατί θα του πω, αυτό που λέω εγώ δεν είναι αυτά που λέει αυτό, Αυτά που λέει αυτό είναι δικά του. Καταλαβές. Συνευνήθηκα πιστεύω. Φυσικά συναντηθήκανε και εδώ τώρα να το κάνουμε λίγο πιο συγκεκριμένο απέναντι το δικό μας πρόβλημα, το φώτιο, μάλλον το πρόβλημα, και να ρωτήσω ποιο γνωρίζει ότι ο Φώτης πήγε ω εκπρόσωπο του κοινήματο ΙΖΑΙΤΙΑΙΣ τη Ελλάδο ή τη Θεσσαλονίκη.